Θες να πας μπροστά, πήγαινε πίσω και πάρε φόρα. Δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη. Δεν έχω λαού.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 Η λίθιος, γυναίκα, πραγματικά, συζητιά, συζητιά, συζητιά, δελευταίος μου, δελευταίος μου, δελευταίος, από το για τους πράττους. Τον Πάρια, τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, αδέλφια, αλήτες πουλιά και εγώ σαν και σανέμους λοιπόν, αυτούς τους ωραίους σανέμους που μας φέραν εδώ στο στούντιο του Radio Reboot, ξεκινάω την εκπομπή παρία. Είναι η εκπομπή που μιλάει για τα καθιζήματα του πάτου της κοινωνίας μας. Είναι η εκπομπή που εκφράζει τον τελευταίο άνθρωπο, αυτόν που πιστεύει ότι δεν έχει δικαιώματα, αυτόν που τον έχουν κάνει να πιστέψει ότι δεν αξίζει κάτι. Είμαστε εδώ να εκφράσουμε και να μιλήσουμε για, τις, ε, για τους παρείες όλους και όλες ε, αυτού του κόσμου. Και σήμερα κλείνουμε τη δεύτερη σεζόν στο Radio Reboot ε, και σε αυτό το κλίμα έχω κάποιου καλεσμένους, είχα πει έκπληξη ε, μπορώ να πω και τώρα ποιοι είναι Έτσι αλλιώ αρχικά με το Φάνι η παρατρόλ Ανοίξαμε και την εκπομπή φέτο. Άρα το προξένιο βαίνει καλός Να το πούμε καλησπέρα Φάνι Καλησπέρα Λοιπόν έχουμε τον Νόμαρ, Ο οποίος ε, έχει να ακουστεί από τα ηχεία Από κάποιο ραδιόφωνο αρκετό καιρό Καλησπέρα Καλησπέρα σε όλη τη Μούργα Σε όλα τα καθεζήματα Ωραία και έχουμε και το, στην καρέκλα νούμερο 4... Υπάρχει κόσμος ο οποίος παλεύει για αυτήν την καρέκλα... Είναι οι καρικλοκένταυροι που λέγανε κάποτε... Αυτοί που θέλουν την καρέκλα με οποιοδήποτε κόστος... Ε, δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει από τώρα ή σε λίγο... Οκ, okay, σε λίγο... Θα, θα μεταφέρουμε πάντως απόψεις και γνώμε. Ε, σήμερα με τη βοήθεια του εκτό, Ο οποίος μας παραχώρησε τη μία ώρα τη δικιά του... Ξεκινάμε σε 7 έκτακτα... Μια και η ζωή μα όλη έχει γίνει ένα έκτακτο γεγονός. Γενικά στι ειδήσει των 8-9, πότε ήταν τότε παλιά, ε, έχουμε έρθει να ξεκινήσουμε. Στη, στην τέταρτη καρέκλα θα μπορούσε να κάθεται ο Νετανιάχου, μια και έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο του. Θα μπορούσε να είναι εδώ μαζί μα. Κάποιο κρύβεται. <laughs> εδώ δεν θα μπορούσε αυτό που δεν μιλάει να είναι. Μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε, θα το δείξει. Η ιστορία σίγουρα θα το δείξει. Εμεί θα. Ότι θα την πληρώσουμε, θα την πληρώσουμε, αλλά εν περιπτώσει. Τι σα έχουμε ετοιμάσει σήμερα λοιπόν. Σήμερα ε, λέμε να κάνουμε μια περιήγηση στις θεματικές που κάναμε όλη τη χρονιά, οι οποίες έχουν και σχέση φυσικά με την καθημερινότητά μας. Όλες δεν είναι κάποια που είναι πολύ intellectual και ελιτίστικη και όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία είναι υγιωμένα, είναι πράγματα τα οποία τα συναντάμε καθημερινά, είναι πράγματα τα οποία αφορούν θεσμούς αυτής της κοινωνίας αφορούν ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και στο δεύτερο μέρος το οποίο θα αρχίσει περίπου σε μια μισή ώρα έχουμε ετοιμάσει βασικά θα μεταδώσουμε ζωντανά ένα θεατρικό που έχει γραφτεί πολύ πρόσφατα ένα από ένα νεαρό καλλιτέχνη το Margin ήδη, ο οποίος μα έχει δώσει το, το βιβλιαράκι για να κάνουμε μια πρώτη έτσι, ανάγνωση και θα είναι πολύ ωραίο και σημαντικό Θα χωριστεί σε δύο parts Για να μπορείτε να ακούσετε και το ένα κομμάτι και το δεύτερο Από εκεί και πέρα ε, προσδεθείτε και... Βάμος, όπως τα αλλα πλάγια Βέγγα, βέγγα Βέγγα, βέγγα βεγγα σε σλόγγ πάμε Ναι, σε σλόγγ Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε Λοιπόν, η πρώτη θεματική φέτος, στη, στην αρχή της χρονιάς, τον Οκτώβριο εδώ, ξεκίνησαμε το φάνι συζητώντας σε περί ανέμων και υδάτων. Ε, είχαν, είχαμε διάφορα πράγματα που είχαμε επικοινωνήσει τότε, ήταν όταν άρχισε να... Κλείνει ε, η τουριστικοποίηση της Αθήνας πάλι, δηλαδή εντάξει λίγο λιγότεροι τουρίση, είχε περάσει ο καιρό. είχαν βουλιάξει Σαντορίνε μήκον, είχαν βγει ανακοινώσει ότι μην κυκλοφορείτε αυτοί που μένετε εδώ όταν έρχονται τα κρουαζιερόπλια, έτσι. Τώρα βέβαια σαν αναρτήσει βλέπουμε στα social, τα μαθαίνουμε μόνο για τα Ισραήλια κρουαζιερόπλια, να το πούμε αυτό, ότι έρχονται εκεί, πάμε όλοι. Ε, εντάξει, ε, με τι είχαμε ξεκινήσει. Η πρώτη θεματική, η οποία ήταν ε, με θέμα σημαντικό και με καλεσμένους ουσιαστικά, ήταν ε, ε, είχαμε μιλήσει για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία με δύο υγειονομικού υπαλλήλου, οι οποίοι έτυχε και οι δύο να είναι ιατροί. Έτσι, ήχθαν δύο άνθρωποι εδώ λοιπόν και μιλήσαμε για την κατάσταση. Θέλαμε να μιλήσουν δύο άνθρωποι οι οποίοι το ζουν στα άκρα, δύο άνθρωποι που δουλεύουν σε ένα πολύ κεντρικό νοσοκομείο ε, στην Αθήνα, σε δημόσιο νοσοκομείο, οι οποίοι, ε, μπορώ να μεταφέρω κιόλα τώρα ότι ήταν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι καπνίσανε περισσότερο οι γιατροί από κάθε άλλον στην εκπομπή. Είχαν λίγο άγχος στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, λίγη ζωή στο άγχο τους. Ε, καπνίσανε δύο εργοστάσια καρέλια, straight σε μια μισή ώρα εδώ, σε μια εκπομπή. Μας κάνανε εδώ, τους αδέλφια, εσείς δεν λέτε σου. Κόψτε το τσιγάρο ε. <laughs> ε, Κόψτε τα στρέιτ, είναι Ιούνιος. <laughs> Καλό. Ε, και θα ήθελα να... Σε αυτή τώρα την ε, θεματική... Ακουστήκαν ωραία πράγματα... Γιατί θέλοντας και εμεί... Τα νοσοκομεία... Ε, Έρχονται κάποια στιγμή στη ζωή σου. Θα πας, τα επισκεφτεί για σένα, για έναν αγαπημένο σου άτομο, για έναν αγαπημένο σου πρόσωπο. Και γενικότερα δεν έχουμε όλη την οικονομική ευκαιρία, μια κεπαρίες... να μπορούμε να κλείνουμε στο Μετρόπολιτα και να κάνουμε ιδιωτικέ ασφαλίσει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που μα πρόχνει να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ε, αλλά μιλήσαμε για τα δημόσια νοσοκομεία. Έχετε κάτι πρόσφατο να μου πείτε, Έχετε καμία, να ξεκινήσουμε έτσι μια κουβέντα για, τα, για την κατάσταση στην υγεία. Μπορούμε να πούμε για την κλασική μας η Πουργάρα, όπου επέστρεψε να κάνει δεύτερη θητεία. Δεν έφτανε η πρώτη, που τα ξεφτύλησε όλα. Ήρθε να κάνει και δεύτερη. Τι ξεφτύλησε, δεν καταλαβαίνω. Άφαψε λιγότερους γιατρούς, να κάνουν περισσότερες ε, βάρδιε. Εγώ τον βλέπω να διατυπανίζει ότι υπήρε και περισσότερους. Πηγαίνει και στην κάτι πολύ ωραία θεαματικά happening έξω από νοσοκομεία που ξέρω ότι δεν τον πετάνε πέτρες αν και έχει πάει και σε νοσοκομεία που η Ροχάλα έπεφτε σύννεφο. Ε, μιλάμε για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι δεν είναι. Αλήθεια. Mm. Γι' αυτόν δεν μιλάμε. Μουχε, μουχε, δεν ξέρω, μου έχει διαφύγει λοιπόν. Ε, Ο Άδωνης, το Αδόνιδος, ναι. ξέρω, έχουμε μάθει να το, ναι. κλείνουμε και αυτό το... Λοιπόν. Ε... Εντάξει, έχουμε τώρα σαν σέρ που πέφτουν στα νοσοκομεία, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν τόσο ε, που τρακάρουν, του παίρνει ύπνος στο τιμόνι, στην πάτρα που είχε γίνει αυτό το νοσοκομείο στο Νόγια Αντρέα. Είχαμε τώρα προσφάτως ε, μετά από υπερορίες ε, λάθος μετάγγιση ε, Δηλαδή, ε, κατα, καταραίει το εσύ από παντού. Και εσύ τώρα ανταρρύνει τον Υπουργό. Αυτό είναι σοβαρό άνθρωπο, ωστόσο. Τι σου φταίει, επειδή δύο νοσοκόμοι δεν κάναν καλά τη δουλειά του, επειδή δουλεύανε πάρα πολύ οι νοσοκόμοι και δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια, γνωρίζετε με ποιου τρόπου και πόσε ώρες δουλεύουν τη βδομάδα και πώ βγαίνουν οι βάρδιε. Εγώ γνωρίζω ότι η Υπουργάρα μα έχει πει ότι θαυμάζει πάρα πολύ το Ισραήλ και το λαό του και την κυβέρνησή του. Ε, το οποίο από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας έχει αφήσει αυτή τη στιγμή τα δύο όρθια. 34 τα γκρέμισε. Οπότε πάει να κάνει κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Όχι με βόμβες όμως. Όχι. Εντάξει. Εντάξει. Πάντα, πάντα με την ομιμότητα. Ε, πες και Φάνη για πες. Πώς τη βλέπεις την υγεία. Εντάξει. Γιατί, γιατί παραπονιέσαι. Δεν κατάλαβα. <laughs> δεν είναι ένα λόγο που θα μπορούσε ένας κάτοικος του εξωτερικού <laughs> Να έρθει να κάνει τι διακοπές του εδώ έχοντας σιγουριά. <χαι> Μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ότι σε περίπτωση που πάθει κάτι εδώ πέρα θα περάσει τέλεια στα ελληνικά νοσοκομεία. Διάβασα πρόσφατα άρθρο εχθές προχθές που για έλεγε «Παιδιά λέει, για αυτό το πράγμα πήγα στο δικό σας ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο και δεν πλήρωσα τίποτα, στο εξωτερικό με το καλησπέρα θα μου λέγανε 50 ευρώ. Άρα εδώ δεν είναι ωραία». Δεν είναι καλύτερα. Ορίστα. Ο Ανδρέας δεν, είναι, δεν έκανε τα πάνω κάτω. Έχει ξαναγίνει yeah. πουθενά άλλο στον κόσμο αυτό. Yeah. Αφήστε την Κούβα. Με όλα αυτά, με τι δωρεάν χειρίσεις για τα μάτια και όλα αυτά τα. Ε, οι δεν ξέρω τι λένε και κι αν είναι αυτοί κομμουνιστές μετά πολλά. Ε, πείτε μου άλλο, σε κάπου στο εξωτερικό που δεν πηγαίνει και σου γράφουν απλά παρακετά μόλι και σε διώχνουν. Εγώ από Ανδρέα, πρώτα απ' όλα αναγνωρίζω μόνο τον Ανδρέα τον άνεργο. Κατά δεύτερον, ε, Φιλανδία. Ε, υποτίθεται ότι είχε ένα υποδειγματικό σύστημα υγείας από τα καλύτερα στον κόσμο, όπως και παιδείας. Ε, Εκεί είναι παγωμένα τα πάνε, μικρόβια, δεν παθαίνουν Πάνε κατά διαόλου. Δηλαδή, ε, άτομο που ξέρω πήγαινα, για παράδειγμα, ε, να γεννήσει, σε δημόσιο νοσοκομείο, έχασε δύο λίτρα αίμα, ζητούσε βοήθεια... Το, ε, είχε, είχε παρατηθεί για ώρε. Ε, αποτύχει, επιβίωσε και από επιμονή ε, ζητώντα περισσότερη φροντίδα. Άρα, θες να μα πεις ότι το ζήτημα με τα νοσοκομεία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που ρενευόμαστε, αλλά είναι γενικά, υπάρχει μια τάση προς την ιδιωτικοποίηση και οποιος έχει λεφτά γίνεται καλά, όποιο δεν έχει θα πάει σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν 12 ώρα και 24 ώρα και προφανώς θα γίνει κάποιο λάθος ή θα μπορούσε να το απεξέλθουν. Η ιδιωτικοποίηση στην υγεία έχει επεκταθεί ακόμα και στο, στο πλαίσιο του κοινωνικού αγώνα. Δηλαδή έχουμε φτάσει πρώτος ιδιωτικοποίηση, ας πούμε τον αγώνα αυτό, ο Λουίτζ Μαντζιόνε πριν από λίγο καιρό στις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι το άνδρας τη τις τη της υγείας ε, και γενικώς ε, ναι, φαίνεται ότι αρχίζει να πηγαίνει two ways αυτή η ιδιωτικοποίηση Ο δεύτερος δρόμος προς σοσιαλισμό ποιος είναι Όχι, <laughs> ο δεύτερος δρόμος είναι η ιδιωτικοποίηση ας πούμε η, η λαϊκοί να αρχίσουν να, να ιδιωτικοποιούν ε, και αυτού που κερδίζουν από την υγεία το, τους κάνουν δικούς τους ρε παιδί μου, Πώ να το πω Δικό σου για πάντα με σφαίρες, το σαρακόπιστο ναι, ναι, με καν, σφαίρες. Ναι, κάνουν, κάνουν κάτι, ας πούμε, κάνουν κάτι phishing, ας πούμε. Αυτός είχε κάνει ότι είναι κάποια κοπέλα, κατάφερε να μάθει πού θα βρίσκεται ο CEO της United Health, πώς λέγονται η εταιρεία, αυτής της ασφαλιστικής, κατάφερε να μάθει πού θα βρίσκεται την τάδε ώρα και πήγε και τον έκανε δικό του για πάντα. Οκ, okay, άρα στηρίζουμε τέτοιου είδου ακτιβισμού. Είναι, είναι της, επο, της εποχή μας η ιδιωτικοποίηση, ε, μπορώ να πω, ιδιωτικοποιούνται ακόμα και οι, και οι κοινωνικοί αγώνες και όχι, εντάξει, δεν πώς είναι. Η, η αυτόνομη, εντελώς αυτόνομη, δηλαδή ατομική, ε, ας πούμε, χωρίς ε, πολύ έτσι, πο, πολιτικό πρόσημο, δηλαδή άμα διαβάσεις τι, τι, τι, τι έγραφε στο υποτιθέμενο μανιφέστο του... Τα έλεγε όλα, και υπέρ του καπιταλισμού, και υπέρ του σοσιαλισμού και Ο άνθρωπος άνοιξε σαν να άνοιξε chat GPT και του είπε «γράψε μου κάτι» ναι. ε, Οπότε χω, χωρίς, νομίζω ότι χω, χωρίς, ε, ε, ε, αν όχι διάβασμα, χωρίς λίγη κουβέντα, χωρίς λίγη πολιτική ζήμωση ε, είναι, είναι μια φωτοβολίδα αυτό το πράγμα Λαμπερί μεν, θα σβήσει κάποια στιγμή όμω. Okay. Ε, άρα δεν πιστεύεις ότι γίνεται έτσι καλύτερος και πιο βιώσιμος. Ε, πιο βιώσιμος ε, εξαρτάται για ποιους. Ε, εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω 6.000 άτομα ετησίως πεθαίνουν από τις πρακτικές των ασφαλιστικών, των ιδιωτικών. Ε, νομίζω ότι είναι σαν, σαν να λέμε περισσότερο από μια εντεκάτη Σεπτεμβρίου... Κάθε χρόνο έχουνε αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν αυτό τον τρόπο, αλλά αυτό δεν τους πηγάζει από ό,τι φαίνεται. Ε, τώρα ο καπιταλισμός για να γίνει βιώσιμος είναι ένα, ένα αυθύπαρκτο ανέκδοτο. Όπως λέγανε παλιότερα κάποια άλλα, τα ε, οποία δεν θα τα αναφέρω, γιατί για κάποιο λόγο τα λέγανε παλιά και δεν τα λένε πλέον. Α, κοπήκανα. <laughs> ναι. Ε, έχουμε κάποια άλλα ιστορία για το, για το νοσοκομείο, για την κατάσταση. Θέλει κάποιος να συμπληρώσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ε, εγώ να συμπληρώσω σε αυτά που λέγατε τώρα ότι... η επιστήμη προχωράει, η υγεία προχωράει. Αλλά είναι αυτή η ερώτηση που έκανες ότι για ποιον είναι αυτή η υγεία. Ακόμα και στο δημόσιο. <coughs> για να μην λέμε έτσι μόνο μίζερα πράγματα. Στο Αττικό πρόσφατα, η σύζυγος η γιατρός του κυρίου Χατζηδάκη της κυβέρνησης άνοιξε γιατρείο lifestyle medicine, ψαχτείτε με αυτό. Ε, οπότε γίνονται πράγματα τα οποία εξελίσσουν την κατάσταση, απλά δεν είναι για όλους αυτά και επίσης κάνοντας το lifestyle medicine, που είναι κάτι προχωρημένο, USA, ε, δεν γίνονται πράγματα σε πολύ πιο βασικά. Αυτό και έχουμε κολλήσει με τους μιζερούλιδε εδώ που λένε «Α, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε φάρμακα». Ναι ε, ρε, κόσμο εδώ και γκρινιάζει όλη την ώρα που με φέρει κανένα χαρούμενο, <laughs> ένα lifestyle medicine να τελειώνουμε. <laughs> Τι λες τώρα, είναι δυνατόν. Ίσως με... στην επόμενη σεζόν να ε, φέρνω ε, coaches, πώς λένε. Αλλού ας πούμε που είναι δημόσια το νοσοκομείο έχουμε τα, τα πρωτόκολλα Ξέρετε τα ιατρικά πρωτόκολλα. Τι εστί, αν. Τέλο Μπράβο. Όσοι ξέρετε θα καταλάβουν τώρα δύο-τρία πραγματάκια. Τα ιατρικά πρωτόκολλα είναι ότι ακόμα και αν είναι δημόσιο νοσοκομείο, μέχρι να μπει στο νοσοκομείο, για να μπει, πρέπει να έχεις ας πούμε, λίγο ψηλό καρκίνο, ψηλό βροχήτιδα πνευμονία, ψηλό καρδιακό, ψηλό ε, Εκεί κοντά, α πούμε. Για να περάσει λοιπόν την πύλη και να μπει μέσα, έχουν φτιάξει ένα φίλτρο νομικό το οποίο ε, ουσιαστικά παρεμποδίζει την είσοδο και μέχρι να μπει εκεί, σου λέει πήγαινε απ' έξω. Κάνει τη δουλειά σου, θα σου γράψουμε και ένα-δύο φάρμακα. Μέχρι εκεί είσαι και μετά τα λέμε. Μετά τα λέμε. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αφού μπει μέσα, τα πρωτόκολλα είναι συνήθω. Έλα να τελειώνουμε. Δεν θα καθόμαστε να συντηρούμε καρκινοπαθεί. Τελείωσε, ακριβώ. Ε, τώρα πει, κάποιοι και... τα πάνε και εδώ. Ναι, εσύ ακριβώ κοστίζει. Ε, Έλα να τελειώνουμε. Μπορεί να δηλαδή, πας πέρα. να κάνει και μια προσευχή ναι, όπως ναι. είπε η Γιάννη Κανέλιο. Ότι καλώ ε, ναι. φάση Φέβαια. Έχουμε στον Άγιο Σάβα, έχουμε εικονοστάσια και αυτά. Προσευχηθείτε. Τι θέλετε τώρα, ιδιαίτερη μεταχείριση. Έτσι, τι. Ναι, αυτό είναι και η οικονομία κλίμακα. Μπορεί δηλαδή να παίρνει μία μικρή εικόνα, να τη βάλει σε ένα πολύ κεντρικό σημείο και να αυξήσει την παραγωγή ε, θαυμάτων. Εν προκειμένου... Ναι, ναι. Παραγωγή θα ήθελα να το δώσε... Πώς το Σε διάγραμμα αυτό. Θα είχε τρομερό ενδιαφέρον πραγματικά. Απ' έξω mm. να βάλεις αυτόματα μηχανήματα με θαύματα. Τι θαύματάκι θέλεις. Παπ, <laughs> παπ, πα, ναι. Με κέρμα να ρίχνεις για να σου πέτει. Ποδαράκι, χεράκι, πώς και στην εκκλησία. Λοιπόν, αυτά. Και άλλο. ένα σταγόνα αίμα να ρίχνω. <laughs> Ακόμα <laughs> καλύτερα. <laughs> λοιπόν, τελειώσαμε ναι. την πρώτη θεματική Γιατί είναι και πολλές και πρέπει να τις προχωράμε Λάκω, αυτή τόσο, ήταν... Να πω λίγο να πες, πω, πες, ναι, ναι. Σήμερα ας πούμε, με τη τραγωδία που γίνεται στον Άραχτο πάνω Εντάξει, λοιπόν Έδειξε Δεν ξέρω το είδατε ας πούμε, Το νοσοκομείο της Σάρτα. Ωραία ε, Δείτε την εικόνα αυτή του νοσοκομείου Του δημόσιο νοσοκομείου της Σάρτα. Απλώς δείτε τη Και θα καταλάβετε Νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα Νοσοκομείο Άρτας, το ξαναλέω. Δείτε το. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Δείτε αυτό που δεις. Μακάρι να έχουμε να σπετάξουμε και να λέγει να κάνετε 3D περιήγηση, αλλά δεν ισχύει. Ναι, κρίμα που δεν έχει. Ναι, Κρίμα, κρίμας. Δεν μα έχει φτιάξει ο Μάσκ κάτι να μπούμε <laughs> μέσα στο νοσοκομείο και να... Θα πετάνε σε λίγο καιρό ψήλοι drones που θα μπορούν να κάνουν εβόλτες σε εικονικές περιηγήσεις παντού. <laughs> λοιπόν... Ε... Αυτή ήταν η 21 στη ε, ε, η, η άλλη γυναίκα ήταν η Μαρία με δυο ανθρώπους που δουλευαν στο 18 και ανω ο ενα ανθρωπο ηταν ψυχολόγος το 18 ανω η αλλη γυναικα υπεύθυνη του δεύτερου συμβουλευτικού σταθμού. Και είπανε πράγματα όχι απλά ενδιαφέρον και θέλοντα να κρατήσω μία απόσταση από την συναισθηματική φόρτιση που προσφέρουν τέτοιες κουβέντες οι ίδιοι δεν αντέξαμε και λυγίσαμε στο τέλος σε κλάματα και σε όλα αυτά γιατί ε, φώναξα αυτούς τους ανθρώπους για να κάνουν μία κουβέντα για το νέο νομοσχέδιο και να μου πούνε πώς είναι η κατάσταση τώρα, πώ και είπαν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουμε βρει αυτόν τον τρόπο, πηγαίνουμε έτσι. Αυτά είναι τα κλειστά προγράμματα. Πώ έρχεται ο κόσμο που έχει το ζήτημα αυτό, τι κάνει, πώ προσπαθούμε ε, και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Πώ πλέον αυτέ οι υπηρεσίε θα γίνουν ένα, θα υπάγονται σε έναν, διότι δεν σου δημιουργεί καμία. Πώ λέγεται, Μπορεί να με βοηθήσει ο Τσόκο Μιλκ, ότι δεν έχει από κάποιον συνεχόμενη επιτήρηση. Δηλαδή δεν δημιουργεί ένα κύκλο, ότι. Τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο. Κάθε φορά μπορεί να πετυχαίνει σε άλλον και σε άλλον. Και μιλήσαμε για τους ανθρώπους εξαρτημένους, ε, για το πώς προσπαθούν και ποιες είναι οι δημόσιες δομές για την απεξάρτηση. Γιατί ε, σκεφτείτε ότι ως άνθρωποι είμαστε υπαρείες, είμαστε ένα κοινωνικό προϊόν. Και μην νομίζετε ότι όλοι, επειδή δεν έχετε θέματα με ουσίες τοξικές, ότι είσαστε ήρωε και οι υπόλοιποι είναι σε χειρότερη κατάσταση, δεν ξέρετε που χτυπάει σε ποιον άνθρωπο, σε ποια ευαισθησία του ή τι μπορεί να του καλύψει που δεν του καλύπτει αυτή η κοινωνία. αλλά ας μην είμαστε με τους ανθρώπους που βλέπουμε στα πεζοδρόμια ή που δεν είναι γενικότερα καλά. Βέβαια, Εμεί λέγαμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και προσπαθήσαμε να ανοίξουμε λίγο το ζήτημα που ήταν ένα πολύ δειλοβήμα. Τα οποία και ο χώρο πολιτικό, ο οποίο ανήκει, έχει κάνει ελάχιστα βήματα προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι G's θέμα. Ε, Τοξικοφοβικό και όλα αυτά δεν, δεν ασχολείται κανένα. Είναι G's. Τα αφήνουμε στου άλλου. Το κράτο. Α, θα ασχοληθεί το κράτο. Και εντάξει, και ποιο είναι το κράτο. Οκ. Okay. Ε, και εμεί είμαστε το κράτο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δουλεύουμε και το αναπαράγουμε άσχετα όσο διαφωνούμε. Πώς περιπτώσει, το μόνο που έγινε viral φέτος από τους τοξικοεξαρτημένους ανθρώπους ήταν τα βίντεο που ερχόντουσαν καταρρυπάς influencers και youtubers και τέτοια από το εξωτερικό με αυθημερών πτήσεις για να τραβήξουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Μάρνη, εκεί που, έχουνε, που τους έχουν σπρώξει με τα πολλά, που είναι άνθρωποι πεταμένοι που ζουν όλη την ημέρα σε πέντε στενά και ζουν... Στην απόλυτη εξαθλίωση. Πλατεία βάθη λέμε το βρίσκο. Ε, λίγο πιο κάτω από την ε, πλατεία ναι. βάθη, δεν θυμάμαι ακριβώ, είναι δίπλα στο. Έχει ναι, ε, Εκεί ναι. είναι το, πλέον το, το must, και από εκεί που έτσι δεν ασχολούταν κανένα, ξαφνικά έγινε νούμερο ένα βίντεο με ανθρώπου, ξαναλέω, YouTubers στην εποχή του θεάματο και οι influencers και όλα αυτά να μπαίνουν και Έλληνε φυσικά. Μπήκαμε στην, στην απαγορευμένη ζώνη τη Αθήνα. Μπήκαμε εδώ και ταρβάγανε ανθρώπου. Οι οποίοι έχουν πρόβλημα, είναι μόνοι του, είναι άρρωστοι, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για αυτού. Και του μοιράσανε και μπέργκερ όμω. Τι μπέργκερ. Έτσι. Τρομερό. Και λέω μετά, τελικά σε αυτή την υπόθεση, ποιο είναι ο πάτο του βαρελιού. Είναι αυτοί που κάνουν business στα κεφάλια αυτών των ανθρώπων και των εξαρτημένων, Είναι οι, οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτού του ανθρώπου εκεί πέρα και κερδίζουν λεφτά. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που κάνουν και τη διανομή και αυτά και. Άμα ξεχνάτε, α το πούμε ελεύθερα, μια και είμαστε και αρκετοί εδώ και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους του μπράβου του κύριου Βαγγέλη. Εδώ, μέχρι πριν από τρι... ε, κάποια χρόνια, πιάστηκε μεγαλύτερη. Το παμπόρε από την Περσία πιάστηκε με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και πεθάναν 5-6 άνθρωποι. 11-12 ε, νομίζω. Ε, δεν ξέρω, ε. ακόμα δεν ξέρουμε. Έχουν γίνει άλλοι το Τέμκ, δεν ξέρω, έχουν γίνει πολλά πράγματα, έχουν τα αρχιεχθεί κάποιοι. Ε, και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα, βλέπουμε ένα κύκλο μέσα σε ένα κράτο, το οποίο φυσικά. Είναι τεράστιο, είναι ένα άκρος εμπορικό, είναι ένα άκρος κερδοφόρο μάλλον προϊόν, το οποίο φυσικά από πίσω βρίσκεις πολύ μεγάλες δυνάμεις, έτσι. Άμα σκεφτούμε και ποιοι κάνουν παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν. Βρίσκεις δυνάμεις οι οποίες ξεκινάνε πολέμους στα 5.000 χιλιόμετρα μακριά από τις πόλεις τους. Και... Ποιο είναι ο πάτο του Βαρέλιου, τελικά είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι και τελικά δεν έχουμε δουλέψει. Η κοινωνία μα δεν του έδωσε το τέτοιο, είχαν και αυτοί τα δικά του ζητήματα. Ποιο είναι τελικά ο πάτο του Βαρέλιου σε αυτό το ζήτημα, Σε αυτέ τι περιπτώσει, ε, πολύ πιο συχνά από όσο ξέρουμε και από όσο θα θέλαμε να παραδεχτούμε, ε, αρκετοί από αυτού του ανθρώπου ε, είναι και άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν στον καθρέφτη αυτή τη κατάσταση ανάγκη από κάποια φαρμακευτική ουσία και ακριβώς επειδή δεν την παίρνουν με, ε, με κάποιο τρόπο ο οποίος να είναι ενδεδειγμένος για την υγεία τους καταλήγουν άστεγοι καταλήγουν χρήστες κτλ. κτλ ε, ενώ αν είχαν την κατάλληλη περίθαλψη ε, και, και φροντίδα ε, αν τα φάρμακά τους κάθε λίγο δεν τα έκοβε ο Εόφ ε, και, και... και, και, και ναι, κάθε λίγο δεν κάνανε τεχνιτές ελίψεις οι ε, πούμε οι φαρμακοβιομηχανίες που τα εισάγουν εδώ στην Ελλάδα και κατευθείαν τα, τα εξάγουν στο στο εξωτερικό ξέρω από άτομο κοντινό μου που ο πατέρας του ε, ήταν πρόεδρος του Εόφ παλιά και είχαν φέρει τους φαρμακοβιομήχανους ε, για, για συνέδριο γιατί του είπανε το και το απαγορεύουμε να κάνετε διπλές εξαγωγές έτσι να, να τα βάζετε και να τα βγάζετε για να έχετε υπερκέρδη και τα λοιπά. συμφωνούμε, συμφωνούμε, δώσαν τα χέρια, υπογράψανε κτλ. Και, και με το που βγαίνουν από την, από την αίθουσα σκάρει ένας από αυτού, ένα σαρδόνιο γέλιο και του λέει ότι προέδρου και με τι προσωπικό θα μας ελέγξετε άμα θα τα κάνουμε όλα αυτά με λίγα λόγια, οι άνθρωποι, αυτά, ε, οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή και είναι παρατημένοι και από το κράτος αλλά και από την υπόλοιπη κοινωνία είναι η πρώτη η δεύτερη η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα μαζί με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και με τα τράνσ ατόμα. Και δυστυχώς χωρίς οργανωμένη, πολύ σοβαρή και οργανωμένη και στελεχωμένη προσπάθεια ε, δεν μπορούν να βοηθούν. Ε, εγώ να πω ότι το πιο πρόσφατο viral στη χώρα μας ήταν ε, η ψυχίατρος που διακινούσε χάπια και ηρωίνη. Έτσι όχι ούτε κοκαίνη, ούτε ουίσκια μετά τα χειρουργία ούτε τίποτα, ηρωίνη και χάπια ε, και πόσο διαφορετικά μπορεί να έπαιζε αυτό θέλω να θέσω το ερώτημα αν ας πούμε ακούγαμε ότι απλά μία ψυχίατρος τρος ε, Από εκεί και πέρα καλό είναι όποιος δεν έχει ακούσει να ακούσει την εκπομπή σχετικά με το 18 Άνω και το τον πρόσφατο νέο νόμο για την ψυχική υγεία τους δύο νέους τεράστιους οργανισμούς που έγιναν για να κυλάνε καλύτερα τα κονδύλια από την Ευρώπη που είναι πάρα πολλά για τα ναρκωτικά ε, Πόσα χρόνια είναι ο πόλεμος στα ναρκωτικά, war on drugs <laughs> USA <laughs> <laughs> να, τα Τον κερδίζουμε ναι, πάντως ναι. Ψάξα από Ρίγκαν περίοδο <laughs> ε, Πόλεμο ενάντες στη Σίγουρα αυτό που υπόθηκε στην αρχή είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά η απεξάρτηση και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η θεραπευτική σχέση με την θεραπευτική ομάδα. Ε, όταν ε, κάνεις ε, με τον νέο οργανισμό εργασιακές θέσει, οι οποίες ε, μπορεί να είναι για ένα χρόνο και κάθε χρόνο να αλλάζει ο θεραπευτής, είτε είναι γιατρός, είτε είναι ψυχολόγος, είτε είναι εργοθεραπεύτρια είτε είναι δραματοθεραπεύτρια, είτε είναι καθαρίστρια είτε είναι οποιοδήποτε εκεί πέρα μέσα που κάθεται και ζει με αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά προσπαθούν να κάνουν ένα restart στη ζωή όταν δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια τότε τα... μικρά σχετικά θα πω εγώ, δεν τα ξέρω ακριβώς αλλά αυτή την ιδέα έχω τα μικρά ποσοστά επιτυχίας που είναι επιτυχία η οποία δοκιμάζεται καθημερινά για αυτούς τους ανθρώπους ε, μάλλον θα μειωθούν ακόμα πιο πολύ Έχεις κάτι να σου πληρώσεις Άλλη. Κοίτα να επειδή πέρα από αυτό που μόλις αναφέρθηκε ε, επειδή έθυξες και το θέμα με τους διάφορους Goldwhite ε, παπαρίστας έτσι που εδώ όπως θυμάστας, με οι μας πηγαίνανε γελί να κοιμηθούμε μια βραδιά Λέει ως άστεγοι έξω στον δρόμο για να έχουμε βιωματική ας πούμε, άποψη το Τι σημαίνει να είσαι άστεγος ή που βάζαν κουβέρτες στα δεντράκια να, να μην κρυώνουν Ξέρω εγώ ή καθαρίζαν τα παγκάκια από τις τσίχλες και τα η πατώματα να είναι αχτενί... και... αχτενίστας. Λέχανε πουλό, ευχαρισταθώ. Και ποιο ήταν εκείνος ο ένας famous που ήταν τέλος πάντων που έλεγε «Μου χαλέ την εικόνα, την αισθητική, να κάθουμε στο παγιάκι και απέναντί μου να...» «Το μαραβεγιάς». Ναι, δεν μπορώ να φιλήσω την εικονα την αισθητικη να καθουμε στο παγκάκι και απεναντι μου να μαραβεγιας δεν μπορω να φιλησω την κοπελα μου στο παγιάκι. Ναι, ναι, έλεγε. δεν μπορώ ναι. Όλοι, όλοι, όλοι αυτοί τώρα οι παπαρίστα, γιατί σε αυτή την κατηγορία είναι. Λοιπόν, αυτοί πήγαν και πιάσαν τώρα ένα θέμα το οποίο στην πραγματικότητα, είναι μια κοινωνική Ας πούμε τραγωδία αυτό και τη βλέπεις μπροστά σου Έτσι και αντιμετωπίσαμε τον ίδιο χιδαίο τρόπο Με τον οποίο αντιμετωπίζουν και άλλα πράγματα και τα λοιπά Είναι οι ίδιοι τύποι που λένε πήγαμε στα εξάρχεια Πιο επικίνδυνη γειτονιά Δεν ξέρω αν έχετε δει τέτοια βίντεο που κυκλοφορούν Ή πήγαμε στις πιο ζεφύρι Καλά, ναι. Γιατί πήγα. Δεν πήγανε. Ναι. Πήγαν, ναι, ναι, πήγαινε. Ναι, ναι, ναι, welcome, welcome to the club. Έλα εδώ. Έλα εδώ Για έλα εδώ την να την κάμερα έχει να τη δούμε που γράφει. Σιγάν πανέ, σιγά μπάνε. Λοιπόν. Άρα το λέω γιατί είναι τόσο αποφανειακό και τόσο γελίο. Έτσι, και πήγαν να αντιμετωπίσουν και ένα τέτοιο ζήτημα να δείξουν και τη φιλανθρωπία τη οληφία, η οποία άμα δούμε και τι είναι εντάξει, πραγματικά είναι μετό. Λοιπόν, ε, το πένο νομίζω ότι. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημαντικότητα ας πούμε, και τη, του, του ίδιου του, του γεγονότο. Και επίσης ας πούμε, δεν έχει και καμία, καμία προσέγγιση ας πούμε, σοβαρή. Έτσι ένα τόσο σημαντικό θέμα. Καμία προσέγγιση. Την ίδια στιγμή βέβαια, για να πω τώρα και πάνω στο ζήτημα, βλέπουμε ότι και εδώ ιδιωτικοποίηση. Φουλ, όποιο έχει λεφτά θα πάσα άμα θες να καθαρίσεις. Οι υπόλοιποι στον κουβά στην ουρά, έλα και άμα γλιτώστε, άμα δεν γλιτώστε τερμά. Τελειώσατε έτσι κι αλλιώ είσαστε στον πάτο, τελειώσατε. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Ξεκάθαρα. Ιδιωτικοποίηση, ο οποίο έχει λεφτά, εδώ, θα τα σκάει full και μπορεί να καθαρίσεις, να ξαναπας, να ξανακυρίσει, συνέχεια ένα πηγενέλα. Άμα δεν έχει, βλέπετε διά, διάφορου διάσημου, βγαίνει ε, στα μίντια και λένε πήγα, καθάρισα με τέτοιο. Πόσο κόστισε, φίλε, έχει πει. Έχεις πει, πόσο κόστισε αυτό. Μπορεί ένα απλό άνθρωπο. Από αυτούς βλέπει το δρόμο να το κάνει. Όχι. Σου λένε τράβας άλλα που θα περιμένεις κάθε, την, την κάθε υπογραφή να μπει, το κάθε κονδύλι να μπει και πόσα τρώνει η από εταιρείε μέχρι διαμεσολαβητές και τα λέμε. Και τα λέμε. Λοιπόν, πολύ, πολύ κακή ιστορία. Αλλά και εκπομπή πάρα πολύ κρίσιμη για να πάρει κάποιος μια γεύση του τι συμβαίνει. Και κλείνοντα, πάλι θα ξαναπούω μια πολύ δυνατή εκπομπή, ήταν ε, νομίζω η τριακοστή εκπομπή. Ε, ακούστε τι. Τώρα θα συνεχίσουμε, θα πάμε μέχρι το πρώτο διάλειμμα, θα πούμε αρκετές εκπομπούλες. Πάμε στην εκπομπή 31, την οποία παιδιά την έκανα μαζί με την συ, ανοιχτή συνέλευση κυψέλης πατησιών ενάντια στην ακρίβεια. Mm. Πάμε τώρα και σε ένα ζήτημα. Έτσι, yeah. ακρίβεια. Είχαν βγάλει μια πολύ ωραία φίσα που έλεγε 20 του μήνα, με πιάνει πανικό, ε, και δεν έχω λεφτά 20 του μήνα προφανώ. Να πέσουν οι τιμέ, να ανέβει ο μισθό. Λοιπόν, αυτή η συνέλευση τι έκανε, Αυτή η συνέλευση πήγαινε και ζήταγε την αυτομείωση. Την ξέρετε, την αυτομείωση. Την έγινε γνωστή, νομίζω, οι από... Ιταλοί το ξεκινήσαν εδώ και κάποιε δεκαετίε. Μπαίνανε σε ένα σούπερ μάρκετ και λέγανε καλησπέρα σα. Είμαστε πόλετες εδώ που μένουμε στη γειτονιά Απαιτούμε 20% Έκπτωση για όλους Έτσι, Όταν βλέπεις ότι Και γνωρίζοντας Εδώ ότι κατά το κορονοϊού Τα κέρδη των μεγάλων Σούπερ μάρκετ φτάσανε στα ύψη Των μεγάλων, τον πιο μεγάλων Του πιο μεγαλέω κεφαλαίου Στην Ελλάδα δηλαδή ήτανε Οι μεγάλοι εφοπλιστές και μετά σκάσανε τα σούπερ μάρκετ Ξαφνικά ήταν τρομερό αυτό που έγινε ε, Μιλάμε για κάποια Όχ η παιδιά ήταν τεράστια. και μιλήσαμε με αυτή την εκπομπή για τις αυτομοιώσεις, πώς το ζει ο κόσμος, πώς συμμετέχει, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το «ΟΚΙ, okay, εσύ μπαίνεις μέσα». Ο κόσμος, έτσι αυτός, οι καλοί άνθρωποι, οι καλοί γείτονες, οι οποίοι όταν δουν ότι γίνεται όχι την αυτή, με κουκούλες, κάτσε τι, τι ζητάνε». Ε, και είχαν μια δικιά τους θέση, την αναπτύξανε εδώ αρκετά στην εκπομπή ε, Μίλησαμε για τη συνέλευσή του, μιλήσαμε για τι δράσει του. Πώ έχει ανταποκριθεί ο κόσμο, γιατί βγάζανε μια ανακοίνωση, μοιράζανε χαρτιά π.χ. το πρωί στη λαϊκή. Ότι, πστ, ε, σε μια ώρα πάμε στο, στο τάδε σούπερ μάρκετ, ελάτε. Ελάτε να πάρετε κι εσεί να δεκδικήσετε. Από εκεί δεν ψωνίζει, ελάτε όλοι μαζί να απαιτήσουμε 15-20%. Και για να μην πω περισσότερα, πριν από μια εβδομάδα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, μια αντίστοιχη ομάδα έκανε αυτό κλαβενήτη. και. Η Θεσσαλονίκη, πολύ φιλική ε, συμπρωτεύουσα στους ανθρώπους που αγωνίζονται. Πήγαν εκεί δεκάδες αστυνομικοί, προπυλακίσανε, ε, κατηγόρησαν και έναν άνθρωπο ε, που πέταξε μια πέτρα, ενώ τους πετάγανε διάφορα εκεί. Ε, τους πήραν όλους αυτούς τους ανθρώπους σε αστυνομικό τμήμα. Νομίζω είχαν και κάποια συλλήψεις, τουλάχιστον μία από ό,τι θυμάμαι. Ε, πώς σας φαίνεται αυτό τι είναι κοινωνικός αγωνιστικός ακτιβισμός, πώς σας φαίνεται αυτό η αυτομείωση και να υπάρχουν έτσι, συνελεύσεις σε γειτονίε που να ανοίγουν τα ζητήματα με τέτοιο τρόπο έτσι κάτω στη βάση χωρίς να βάζουν μπροστά τα, τα προταγματικά που κουβαλάει ο χώρος ε, τα οποία πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να τα σηκώσει πείτε μου Oh, συγγνώμη, δεν άκουσα, ε, η αντίδραση του κόσμου ποια ήταν τώρα στο πρόσφατο αυτό... Στη Θεσσαλονίκη δεν μάθαμε, δεν διάβασα γιατί... Είναι. Ε, γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, να σου πω την έλεγχα, επειδή πρόσφατα πήγαμε για το Μπαμπ, ο κόσμος τουλάχιστον, το, το ξανά είπαμε, ε, το Μπαμπ είναι το Balkan Anarchist Book Fair. Ε, ο κόσμος ε, δεν σε αφήνει να πληρώσει τήρια στο μετρό σε αυτές τις 5-6 τάσεις που έχουν. Όλοι είναι έτσι, πάρ' το, αλληλεγγύη. Αλληγύη την οποία η Αθηνέζοι εδώ την ξεχάσανε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έγινε ένα μακρινό όνειρο. Είναι λες, και το έχουμε μια ζωή εδώ το, το μέτρο. Αλλά μπας περιπτώσει, τα παιδιά από την κυψέλη και στα Πατήσια μας είπαν ότι υπήρχε κάποιος ελάχιστο κόσμος που έλεγε ότι όχι εγώ θα περιμένω να πληρώσω κανονικά. Ε, υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος έψαχνε που πότε θα κάνουν την επόμενη ε, την επόμενη παρέμβαση Και περίμενα να κάνει και τα ψάχια του μήνα Για να κάνει την επόμενη παρέμβαση Δηλαδή για... όλο το μήνα εδώ τώρα Τώρα όλο το μισό μισθό ε, πικίλες φυσικά Αυτό πρέπει να, να έχει μια ροή Να έχει μια συνέχεια για να αντιληφθεί ο κόσμος Ότι μέχρι και αυτά τα πράγματα είναι στο χέρι του Πρέπει να κουνηθεί λίγο Λοιπόν, εσύ προς το ερώτημα σου ε, Το θεωρώ πολύ θετικό Και χωρίς ε, τα πρωταγματικά του χώρου Γιατί Πάρα πολλές φορές, ε, δεν θα κρίνω καλώς ή κακό. Ε, φαίνονται ξένα σε πολλοί κόσμο. Πάει ε, να συμμετάσχει σε κάτι, ε, όταν του λένε ναι, πάρε πρωτοβουλία, πάρε κάποιες ευθύνες, ε, δες πώς μπορείς να συνεισφέρεις σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, του φαίνονται περίεργα. Ε, τι είναι αυτή, είναι ένας τρόπος αγρόνασης που δεν τον ξέρει. Και πολύ παράδοξο δεν ξέρω. Όχι παραδόξως, απομακρύνεται ε, Έχω δει πάρα, πάρα πολύ κόσμο όμως Ο οποίος ξεκίνησε από αυτά τα εντό εκτός εισαγωγικών έτσι ε, Δεν είναι απολυτή Γιατί μπλέκεσε σε πολιτική δράση ε, ξε, Ξεκίνησε από αυτά τα, τα κοινοτικά της γειτονιάς κτλ, κτλ Και σιγά σιγά ψήθηκε Άνοιξε το μυαλό του και ε, Οργανώθηκε περισσότερο ε, θεωρώ πως είναι μια πολύ θετική κίνηση, ένα πολύ καλό entry point να ανοίξει λίγο το, το μυαλό σε πολιτικά ζητήματα. Ναι, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Είναι μια μορφή, ε, ας πούμε, πρωτόλιας πολιτικοπίστα θα το έλεγα εγώ, η οποία αν έχει μια συνέχεια και μια επανάληψη και μια επέκταση, ε, θα έχει και αποτελέσματα. Εγώ θυμάμαι και παλιά και πιο έτσι ε, να το πω ριζοσπαστικές ή όχι γιατί δεν μου αρέσει να, να το φαίνω σαν την παράθεση αυτό θα μπορούσε κάποιο να πει γιατί 20% και έχει εντελώς τσάμπα όπως γινόταν παλιότερα που μέναν μέσα και μείζαν καλά θα, τη, τα θα θυμάστε αυτά, τα θυμόμαστε γενικά λοιπόν, ε, οπότε θα μπορούσε κάποιο να πει Α, για αυτή, αυτή, έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί αυτό, αυτό αποφασίσανε, αυτό κάνανε, κάνε κι εσύ κάτι άλλο δικό σου και κρίνεται άμα θέλεις. Το θέμα είναι να γίνονται πρώτα αυτό. Και δεύτερον, το θέμα είναι να, να το δει ο άλλο ότι αυτό γίνεται πρώτον. Το δεύτερο είναι να δεις ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχει κανένα άλλο, ούτε κανένας διαμεσολαβητής, ούτε κάποιο κόμμα ιεραρχικά δομμένο, κάποια οργάνωση αντίστοιχη ιεραρχικά δομμένη. Και το άλλο είναι ότι ανταποκρίνεται σε κάτι που είναι άμεσο όσον αφορά εσένα. Ενδιαφέρον θα είχε αυτό που είπε να ρωτήσω το, του κυρίου τη κυρία που είπαν όχι. Εγώ θα πληρώσω εδώ με νομοταγής. α πούμε κτλ. Γιατί το κάνα, επειδή φοβόντουσαν, κατανοητό. Επειδή στηρίζω κουλή με αυτό, στηρίζω κουλή, στηρίζω ό,τι να είναι με αυτό. Κάνετε Για, ζυ... Γιατί ζυ... εκεί. ζημιά στο κράτο κάνετε έτσι. Κάτε ωραία. Λοιπόν, εκεί και 20% παραπάνω, όχι μειών. Ειδικά σε εσάς, κύριε σημερινή προσφορά είναι 20% πλάσ. Ό,τι πάρετε 20% πάνω για το κράτος. Έτσι, να καλύψετε εσείς τη διαφορά έτσι, για, για σας για να είστε δυνατοί, γιατί δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε, ναι, εγώ επαναλαμβάνω mm. συνέχεια, επανάληψη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κούραση, υπάρχει να ρίσκο, υπάρχει μια φθορά. Το καταλαβαίνω, αλλά ωραία. Ήδη πλανή γειτονιά, Αλή. Το θέμα είναι να, να το δει ο κόσμο. Έτσι ε, και αυτοί που το κάνανε και ο κόσμος θα το δει Όχι απλώ σε μια φάση ρομπέντο δασών Το κάνουμε ότι είναι ένα κομμάτι που έρχεται να απαντήσει Σε συγκεκριμένα προβλημάτα που υπάρχουν Η ακρίβεια σήμερα είναι ένα από αυτά Οκ νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι Δηλαδή και το σύνθημα που λέει 20 το μηνός θερμά Εντάξει το έχουμε δει Τελευταίο δεκαήμερο θα <σχεστά> κινείτε στην αγορά <σχεστά> Ναι κορταφείο έτσι λοιπόν Αυτό ένα από τα πολλά που μπορεί να γίνει στις γειτονιές. Ναι. Ένα από τα πολλά, καλό, πολύ καλό. Ε, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε. Αυτή ήταν η 301η, πάμε στην 302η. Η 302η ήταν... Πριν προχωρήσουμε, εξέρασα, ε, για την 30η ήθελα να πω κάτι. Mm. Είναι, ας πούμε, μο... Είναι που τρως ε, τελειά ας πούμε, και αυγό, αλλά δεν τρώω σκριασμόνο. Είναι, αν είναι ένα στάδιο πριν τη Σαρακοστή. Πριν τη Σαρακοστή, Το πιάσαμε, ήταν ε, πολύ ξεχάσεις. δυνατό. Ναι. Ε, εμείς τρώμε τα πάντα και μας τρώνε τα πάντα από ό,τι φαίνεται. Ε, λοιπόν, ε, 32 Σαρακοστή Δεύτερη ήταν θεματική για το κρατικό έγκλημα της πύλου και την συνοριακή βία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί μας είχαμε άτομα από την ανοιχτή συνέλευση ενάντια στα pushbacks και τη συνοριακή βία. Η εκπομπή αυτή, παιδιά, ήταν ε, γουροθιά στο μάχη, να το πω έτσι πολύ απλά. Ήταν ε, χωριστή και σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν όντω για το κρατικό κλίμα στην πύλο, που όσο, περνάνε, όσο περνάει ο καιρό και εμφανίζονται περισσότερα πράγματα, το πώ έγινε και τι έγινε, είναι τρομερά τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι τελικά του παρατήσανε, ενώ βλέπαν ότι υπάρχει πρόβλημα, και του δέσανε μόνοι του στο λιμενικό, του πήγε λίγο πιο ανοιχτά για να είναι πιο κοντά στην Ιταλία και του άφησε αν δεν είναι αυτό κρατικό έγκλημα, ποιο είναι. Βέβαια, εδώ να πούμε, ε, ο, ο, ο μινι-σχολιασμός που κάνουμε τώρα, ότι ε, στα τέμπη έγινε, έγινε κάτι, ο κόσμος κάπως κινήθηκε, γιατί, εντάξει, ήταν δικά μας παιδιά. Στην πύλο που ήταν 600-700 άτομα, δεν ξέρουμε, δεν ήταν Ελληνόπουλα, έτσι. Ήταν από αυτούς που ξέρεις. Κοίτονται στο πάντο του Αιγαίου και του Ιωνίου για τη δικιά ασφάλεια, για να μην ε, χαλάσει ο πολιτισμό μα, να μην αλλοιωθεί. Ε, λοιπόν, σε αυτή τη έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εκτό από τα νομικά πράγματα και το πώ έγινε όλο το έγκλημα, πώ ε, οι άνθρωποι που μείνανε μπήκανε μέσα στην καλαμάτα και του κρατήσαν χωρί να έχουν επικοινωνία, του πήραν τα κινητά για να μπορούν να έχουν αποδείξει, γιατί είχαν βίντεο οι άνθρωποι μέσα από την ε, σακαράκα που ήταν. Και στο δεύτερο κομμάτι το οποίο ήταν full δυνατό, ήταν για τα pushbacks και την σηνοριακή βία. Τη σηνοριακή βία των όπλων της Ελλάδος, της Ελλάδος της έρευνας των πανεπιστημίων για τη σηνοριακή βία, των όπλων που δοκιμάζονται στον νεύρο για τη σηνοριακή βία των λιμενικών ε, με τους ε, ανθρώπους που κάνουν ε, λαθρεμπόριο ανθρώπων, ε, πώς τους λένε, στο Αιγαίο, ε, διακινητές. Μ, τους διακινητές, μπράβο και μιλήσαν αναλυτικά τα παιδιά για, το, για τις τεχνολογίες, για το τι παίζει στο τείχος, πώς και γίνεται τι ε, και όλο το κλίμα γύρω-γύρω, πώς δοκιμάζονται αυτά, πώς χρηματοδοτούνται από τα δικά μας τα υπερτέλεια πανεπιστήμια. Γενικότερα, παιδιά, αυτή η εκπομπή ήταν πολύ δυνατή και η ομάδα αυτή με βοήθησε αρκετά γιατί κάναμε και συνέντευξη για τα bad news. Άρα ήταν κάτι το οποίο όλες οι πληροφορίε που δώσανε ε, Μπόρεσαμε και τις επικοινωνήσαμε και τις μοιράσαμε και στο εξωτερικό ε, Θέλετε να σχολιάσετε κάτι για την βίλο ή για την συνοριακή βία Θα να σχολιάσω δύο πράγματα Το ένα είναι ότι σε, σε ακαδημαϊκό επίπεδο ε, Είχα ένα μάθημα φέτος Επιστημονική και τεχνολογική πολιτική Όπου ε, τέλος πάντων Βλέπαμε διάφορα μοντέλα διαάρθρωσης ε, της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής, πώς εμπλέκεται το κράτος με την ακαδημία και την βιομηχανία, με ερευνητικά προγράμματα, με σουξουμούξου, επιχειρήσεις που μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια είτε ευθέως είτε δια Και μας τα παρουσίαζε έτσι πολύ ωραία ο καθηγητής, ε, το πώ μπορεί να παρέμβει η κοινωνία των πολιτών σε περίπτωση που γίνεται μια... Ε, καταχρηστική ή αθέμητη, κατά κάποιον άλλο τρόπο, ας πούμε, κίνηση και συνεργασία. Και ρώτησα το εξή ε, Στο Military Academia ε, Industry Complex, ας πούμε, so, sorry, ναι, καταλάβατε, θέλω να πω, απλά γλώσσα την πέρυγα μου. Ε, πώς μπορεί να μπλέξει κάποιος ε, και να παρέμβει με έναν τρόπο που δεν θα κάνει και δεν θα τον φυλακίσουν. Κάποια παιδιά, δηλαδή, είχαν πάει στο, στο Πολυτεχνείο να διαμαρτυρηθούν για τη συνεργασία του Πολυτεχνείου και του ΕΚΠΑ ε, με τη Lockheed Martin. Ε, δεν προλάβαν να ανοίξουν ένα πανό. Τα το μαζέψανε δικαστήριο. Ε, θέλεις να κάνεις μια διαμαρτυρία για τα, ε, για τα σύνορα, ας πούμε, για την πύλο, για, τους, ε, για για τον τάφο ας πούμε, στο, στο Αιγαίο, θα σε βγάλουν ακόμα και, και εντελώς ας πούμε, ένας παππούς... Ε, ο Παναγιώτης, ο Δημητράς, ας πούμε, με μη κοιό για ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και το, τον κατηγορούν εδώ και χρόνια για διακινητή, του έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμού Επειδή τι έκανε, μία βάρκα με πρόσφυγες έβγαλε SOS το οποίο το αναπαρήγαγε ένας λογαριασμός στο Twitter και αυτός έστειλε με email την ανάρτηση στο Twitter εκείνη του λογαριασμού. Του λένε είσαι διακινητής. Δηλαδή έχουμε φτάσει, και ο, ο άνθρωπο κατηγορείται τώρα, έτσι, έχει φοβερό πρόβλημα εδώ και χρόνια. Ε, έχουμε φτάσει δηλαδή όχι απλά σε επίπεδο θεωρίας συνωμοσία το κράτος ενάντια στο λαό ας πούμε στους και σε οποιονδήποτε άλλο ε, ακόμα και αν δεν έχει κάποιο ξέρεις, ιδιαίτερα αγωνιστικό ε, πρόσημο ε, έχουμε φτάσει σε επίπεδο παράνοιας ε, είναι δηλαδή όχι απλά μεθοδική πολιτική ε, τα, τα, αλλά είναι και, είναι και επιστημονική πολιτική, είναι και τεχνολογική πολιτική ε, η εταιρεία πώς, ε, του, του Κόκαλη, μία από τις ε, θυγα, θυγα, θυγατρικές του κόκαλι, πώς τη λέγανε, IAI, δεν θυμάμαι το όνομα, ε, έχει, έχει ποληθεί, που φτιάχνει τα drones, τα χέρων, αυτά που παρακολουθούσαν τώρα τελευταία το, και το Μαντλίν. Ε, αυτή η εταιρεία είναι εδώ στην Ελλάδα, έχει ποληθεί 100% από τον Κόκαλη ε, στο στρατό του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχουν στη χώρα μας άνθρωποι που πηγαίνουν κανονικά και φτιάχνουν για το στρατό του Ισραήλ. Άρα δεν είναι χώρα μας. <laughs> ναι, οκ, okay, ναι. Πριν <laughs> Και να μην φτιάχνανε, εντάξει, αναγνωρίζουμε πάρα πολύ εμεί τις χώρες και έχουμε mm. μεγάλη λατρία. Με τη σημαία για μάσκα ύπνου κοιμόμαστε. Ε, εδώ να σημειώσω ότι την, ε, ένα από τα πολύ ωραία που κράτησα από αυτή την εκπομπή, ένα από τα πολλά... Ηταν ότι ε, λέγανε τα παιδιά από τη συνέλευση ότι παιδιά μην μπερδεύεστε με του πρόσφυγες και με τη μετανάστευση. Αυτή συμβαίνει και θα συμβαίνει συνεχώ στον καπιταλισμό. Δεν τρέφεται αλλιώ. Θέλει φθηνά εργατικά χέρια να έρχονται. Αυτό δεν γίνεται. Το ότι σα το πλασάρουν, ότι θέλουμε να κλείσουμε τα σύνορα και αυτά, είναι να το ελέγχουν αυτοί με τον τρόπο που θέλουν. Σε μια καμμένη γη που έχει δημιουργήσει το ίδιο του το μόρφωμα και όλε τα. Τα, οι επεμβάσει που έχουν κάνει και να σου λένε ότι θα ελέγχουμε την κάνουλα, θα βάζουμε όπου θέλουμε, όποιους θέλουμε και όταν χρειαζόμαστε θα παίρνουμε κάποιους Αυτή είναι εργατικά χέρια για την γερασμένη Ευρώπη μας Και μετά του υπόλοιπου θα του στέλνουμε κάπου αλλού στον πάτο τη άλλας Ναι, ε, στον πάτο τη Άλα τι να κάνουμε. Θέλετε να σημειώσετε κάτι άλλο. Ναι νομίζω αυτό το τελευταίο που είπες υπάρχουν και δημοσιευμένες μελέτες από μεγάλες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, λένε τα ποσοστά και τους αριθμούς των μεταναστών, ε, των παράνομων όπως αποκαλούν, τους οποίους τους έχει ανάγκη η Ευρώπη ε, αλλά πουλιάται όλο το υπόλοιπο παραμύθι του ότι και χάρη τους κάνουμε ας πούμε και έχουμε και πρόβλημα ε, εντάξει, πρόβλημα σίγουρα θα δημιουργείται όσο μεγαλώνει η εξαθλίωση ε, Το ναυάγιο, αυτό το έγκλημα στην πύλο είναι σοκαριστικό ε, Αλλά όπως είπες είναι καθημερινές αυτές οι δολοφονίες ε, Είτε είναι στη Μάρνης και στη Βεραντζέρου πριν που λέγαμε Είτε είναι στο Αιγαίο, είτε είναι στο Νεύρο ε, Ήταν με πάρα πολλούς τρόπους ε, Ό,τι ενοχλεί Ή πάει να ενοχλήσει πάρα πολύ Την εικόνα της Ευμάριας ε, Και όλο αυτό του παραμυθιού Προφανώς πρέπει να περιεθυριοποιείται Και να μην ε, φαίνεται Ναι, τώρα πια σε ένα θέμα που Εντάξει τώρα... είναι τεράστιο. Ο, Δεν είναι μόνο αυτό ε, είναι πάρα πολλά. Είναι από, από εκεί που ξεκινάνε, από εκεί που ζει ο κόσμο. Πώ ζει, σε τι κατάσταση φτάνει, ποια είναι τα κριτήρια που φεύγει, τι γίνεται μέχρι να φτάσει εδώ, τι γίνεται, από ποιο μέρο έρχεται. Ε, είναι μια κατάσταση, ας πούμε, η οποία είναι από την αρχή μέχρι το τέλο. Σου λέει πού είσαι στην κοινωνική πυραμίδα εκεί, Ε, τελείωσε. Θα περάσει αυτά. Τέλο. Ε, μπορεί να βρεθεί και στον πάτο τη θάλασσα. Ναι, μπορεί να βρεθεί και με ένα νεφρό. Ναι, μπορεί να βρεθεί. Και τίποτα. Παλιά από το Σινά όταν περνάγες, ήταν ένα κλασικό σημείο με, που δρούσαν ας, με τοπικές φυλές ε, σαν μαφιόζοι οι οποίοι με ανθρώπους που ερχόντουσαν από την Ερυθρέα, από την Αιθιοπία από το Κέρας Αφρική γενικότερα από το Σουδάν, νότιο Σουδάν που είχε τον εμφύλιο πόλεμο και τώρα το Σουδάν που είχε τον πόλεμο, τον εμφύλιο ε, και στην προσπάθεια τους πούμε, να βγουν σε Μεσόγειο περνούσαν από το από τη Χερσόνησο Τσινάμα θέλουν να ακολουθήσουν εκείνη την οδό και όπω καταλαβαίνετε του περιμένανε και λένε Welcome, και πάρα πολλοί κόσμοι πιάναν τότε εκτό από αυτού. Τα πτώματα που βρίσκαν ανθρώπων και άλλου που βρίσκαν ζωντανού του έλειπαν οργάνα Για παιδάκια δεν συζητάω. Για το τι γίνεται ο κόσμο που πάει α πούμε και περιμένει στην αναμονή έχει για να πάρει τη βάρκα να περάσει απέναντι. Δεν συζητάω. Για να το γεγονό ότι για να φτάσει σε μια χώρα της Ευρώπης γενικά ότι δεν γίνεται να μην έχεις δεν γίνεται, το λέω ξεκάθαρα αυτό δεν γίνεται με τίποτα να μην έχεις και συνεργασία μέσα από το κράτος υπάλληλοι τέτοιο. κάθε χρόνο άμα το δείτε πιάνουν κάθε χρόνο πιάνουν διαφόρους μέσα από το κράτος που κάνουν αυτή τη κάνουν αυτή τη δουλειά κάθε χρόνο όμω. προσέξτε το Πάθετε, κάθε χρόνο θα πούνε πιάσαν τόσα άτομα άλλοι μετά, ξανά το ίδιο. Παντού από πεζέφτο το πράγμα. Παντού. Είναι φοβερά επικερδές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εδώ πέρα και επίσημα θυμάμαι, νομίζω το ΕΒΑ ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος το είχε κάνει. Και μέσα το είχαν ανακοινώσει και στη σταθμάρα στο ΣΚΑΙ που αλλού, που έλεγαν ωραία θα ήταν να φτιάξουμε κάτι ζώνε ελεύθερες. Στι οποίε να φέρνουμε παιδιά του σας, να του βάζουμε και σε αυτέ τι ζώνε θα ισχύει ένα ειδικό καθεστώ μισθοδοσία που θα είναι κατώτεροι και από τον κατώτατο. Από τον υποκατώτατο, που τότε ο κατώτατο και μειωθεί λόγω των μνημονίων και ήταν ακόμα πιο, πιο χαμηλά. Συγγνώμη, α, αυτό όποιο το είπε, αν δεν μιλάμε για το ίδιο άτομο, mm. το έκλεψε από το προεκλογικό πρόγραμμα του Τζίμερου, ο οποίο είχε πει mm. είτε θα απελάσουμε ό. Ε, Όλους του μετανάστες, είτε όσους δεν μπορούμε να απελάσουμε, θα τους βάλουμε αναγκαστική... Δε... Πρόσεξε μετανάστες, δηλαδή, mm. με, με χαρτιά εντός αγωγικών, έτσι. Mm, mm. Λοιπόν, θα τους βάλουμε να κάνουν ανα, ε, αναγκαστικά έργα σε ειδικέ οικονομικές ζώνες. Mm. Δεν θα μπορούν να φύγουν από εκεί μέσα. Mm. Ναι. Δουλοπάρει εκεί. Ναι. Και κατά σύντωση το, το, το, το προεκλογικό του προγράμμα δεν είχε ένα πράγμα. Για υγεία, τίποτα δεν είναι. Καλά, λέει. τι είναι αυτό το μέρο τώρα. Έλα. Έλεγε για όλα τα, έλεγε όλα τα υπουργεία εξωτερικών. Ναι. Τι λε, Τι λέγανε. Θα έλεγε κανεί ότι η κυβέρνηση. Όχι, όχι, όχι. <laughs> όχι, όχι, εδώ κατευθείαν φεουδαρχία σου λέει ο Φεουδάρχη, δηλαδή ο επιχειρηματία θα έχει πρόσβαση σε δουλεοπαρικία και τέρμα. Σωστά θα το πει. Mm. Σωστό... Είναι ένα και πρέπει να το βρει με την πρώτη. Με την πρώτη. Ποιο είναι ο σωστό όρο. το, πε το. Σι, Έλα, θα το βρει. Το... Έλα. Έστω. Ένα είναι ο όρος. Τεχνοφεουδαρχία. Α, εντάξει. Πάμε εξ των του χρέου τώρα. <laughs> Τα φέρνουμε και τον κύριο Βαρφάκερ. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, έλα συνεχίζουμε γιατί έχουμε πολλά κόμματα. Θα, θα, θα παρακάμψουμε και διάφορα. Οποίες, κάποιες συνεντεύξεις, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτές. Πάμε στο επόμενο που ήταν πάλι μια πολύ δυνατή εκπομπή. Ήταν η θεματική για τις διώξεις εκπαιδευτικών και την ποινικοποίηση του συνδικαλισμού. Ήταν μια πολύ δυνατή εκπομπή γιατί. Γιατί πρώτη φορά μου αναλύσανε και άκουσα απλά τι, τι παίζει τώρα στα σχολεία. Πώς βάζουν τους δασκάλους και τους καθηγητές να πειθαρχούν τα παιδιά. Και είναι τρομερό πώς έχει πέσει ουσιαστικά σιγά-σιγά ε, το βάρος και για ποιο λόγο, γιατί πάντα υπάρχει ένας πολιτικός λόγος από πίσω της πειθάρχησης... Ε, ε, και όλα αυτά ξεκινήσανε γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που αντιμετωπίσαν αργίες και δι, τρομερές διώξεις μόνο και μόνο επειδή συμμετείχανε σε, σε πράγματα μαζί με τα παιδιά του σχολείου ε, ή γιατί δεν θέλανε να μπουν σε αυτό το κύκλο που τους βάζουν να πρέπει να, ε, το να αξιολογήσουν τους νέους γιατί αν δεν αξιολογεί εσύ τον νέο ε, υπάρχει ένας εκβιασμός Αν δεν εξελογείς τον νέο καθηγητή Ο νέος καθηγητής δεν θα μπορεί να Για να μείνει μόνιμος Άρα τους κλειδώνουν όλους Και οι εξελογήσεις λειτουργούν μόνο προς τα κάτω Δεν αξιολογείται κανένας προς τα πάνω Σε αυτά τα πράγματα Άρα η εκπομπή αυτή που ήταν η 33η Έλα πες το σαν τα χρόνια του Ιησού μας ε, αυτή η εκπομπή ήταν πολύ δυνατή και οι άνθρωποι που μιλήσαν εδώ μεταφέρανε πάρα πολύ ωραία το μπαλμό, τι παίζει στα σχολεία τι γίνεται στα σχολεία τα παιδιά όπου δουν ανθρώπους να, να αγωνίζονται και να είναι εκεί συμμετέχουν, είναι δίπλα ε, και βλέπεις και απ' την άλλη το εκδικητικό του κράτους και εκδικητικό και τιμωρητικό σε βαθμό το, το οποίο εγώ δεν το περίμενα έτσι, δεν περίμενα να ακούσω αυτά τα πράγματα. Πώς, συμμετείχε εκεί, πάμε κάτω, είσαι αιτρός δίωξη, ε, μπορεί να χάσει τη δουλειά σου, μπορεί οτιδήποτε. Είναι τρομερά. Πολύ σημαντική εκπομπή, έχει να πει πολλά, ε, γιατί έχουμε μιλήσει όπω είπαμε πριν, είπαμε και κάπως στα δημόσια νοσοκομεία, πάρε και την παιδεία από εδώ, να, να πάρει ένα στίγμα που βρίσκεται και τι γίνεται. Ε, και οι άνθρωποι που μιλήσανε, ήτανε από την ενότητα αντίσταση ανατροπής που ήταν ένα συνδικαλιστικό σχήμα ακαπέλωτο καταλαβαίνετε δεν είχε από πάνω κάποιο σομπρέρο, κουκουέ, κάποιο καπέλο, οτιδήποτε και, και τώρα έχουμε και λάβανα μετάδοση περνάει πορεία κάτω από το ραδιόφωνο Ο κόσμος ανεβαίνει στα δύο αυτή τη στιγμή. Breaking news. Είχα. Το Είχα. σύνθημα που ακούγεται είναι τέμπι πύλος Παλαιστίνη. Δεν υπάρχει Ελλήνη χωρίς δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβώς. Θα πέττε τον αριθμό του κόσμου. Ίσως αν ανέβουμε στην ταράτσα να δούμε κάτι, αλλά εδώ... Α αφήσουμε λίγο να ακουστεί ο κόσμο, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά έχει όταν βρισκόμαστε στο κέντρο τη Αθήνα, ο κόσμο είναι στο δρόμο. Έτσι, και δεν ετοιμάζει το βραδινό του ποτάκι, να πούμε έτσι. Ε... Κάτι το το βραδεινό σποτάκι, σποτάκι έπεσε και η κροτουλάμψης. Να πούμε ότι ε, κάτι το οποίο δεν θα παίξει κιόλα ε, στα μήντια ότι έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πότε γίνονται τέτοιες, τέτοιες πορείε, Κλείνουν τα μαγαζιά, θα περάσουν οι βάνδαλοι. Ξέρετε πώς ε, κλείνει το κέντρο. Λε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι τουρίστες είναι από εδώ και πέρα, από καρίτσι και μέσα προς την πλάκα. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς θα κάνει τον κύκλο σταδίου σύνταγμα πανεπιστημίου και κάπου εκεί τα χαλάμε ή φεύγει τρέχοντα προ τα εξάρχεια ή δεν ξέρουμε προ Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα το πούμε κιόλα. Ε, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε κι εμεί να πούμε πολλά. Ε, θέλετε να συζητήσουμε κάτι για το συνδικαλισμό και για την παιδεία σε αυτά, Είναι πάρα πολλά. Εγώ προτείνω αυτή την εκπομπή. Εντάξει, ο συνδικαλισμό σήμερα έχει φτάσει, α πούμε, είναι. Πώ θα το πω, το ακριβώ ανάποδο που θα λέγαμε ότι υπήρχε πριν ξέρω εγώ 30-40 ναι. χρόνια. Δηλαδή διώκεσαι γι' αυτό και θυμίζει εποχές προηγούμενου αιώνα δύο προηγούμενων αιώνα τρομοκρατία κανονικά ναι. τους κάνουν ναι ε, και η τρομοκρατία είναι αν ακούσετε την εκπομπή λεπτομέρειες πως βάζουν τους καθηγητέ, πως και τι τους λένε πως να συμπεριφέρονται και με ποιο τρόπο να αντιμετωπίζουν μαθητές. Με, την πρώτη... με το πρώτο που θα δούμε δεν πάει καλά, αστυνομία, φάκελο. Επίδοση δικαστικής κλίσεις επίτηδες από αστυνομία μέσα στην αίθουσα, στους δασκάλους ενώ κάνουν μάθημα. Εδώ έγραφε ένα κορίτσι, οι πανελλαδικές, και θέλανε να το πάρουν για να δώσει μια κατάθεση, και επέμεινε ο Μπάτσος να μπει να την πάρει μέσα την εξέταση, πριν από μέρες. Ε, ναι. Φυσικά, δεν είναι παντά δρούνε... Είναι... το μπορούσε να περιμένει προφάνως, έτσι. και τιμωρητικά ε, να φαίνεται. Λοιπόν, ε, αυτή ήταν η 33η, ακούστε που ήταν για τις διώξεις εκπαιδευτικών. Η ε, 34η την προσπερνάμε ήταν... Ε, για το Δεκέμβριο του 2008 με καλεσμένους και πανκ μουσικές μιλήσαμε λίγο για το Δεκέμβριο όχι μόνο έτσι για να πούμε πόσο χαμό ήταν και wow και τι κάναμε τότε μιλήσαμε για το και τι έγινε από τότε, τι δημιούργησε αυτό τι έκανες τότε Εγώ... <laughs> τι, τι δημιούργησε προφώρα, προφώρα. Ναι, ναι, τι δημιούργησε όλο αυτό το κύμα τότε και ενδιαφέρον έχει φυσικά Εντάξει. λοιπόν πάμε στην 25η πάμε πάλι σε κάτι πολύ δυνατό. Ήταν θεματική εκπομπή για την εργασία στη φροντίδα ανθρώπων. Εδώ, παιδιά, τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε εκδάπ, ε, Θα σας πω συγκεκριμένα. Σε ΚΔΑΠ, ε. Ναι, σε εκδάπ αμέα. Ο ένας άνθρωπος. Ο άλλος, η, η άλλη ήταν ε, δασκάλα, ε, δεύτερη δασκάλα σε σχολείο για παιδί, που είναι οι δασκάλε που είναι μαφία, μαύρα λεφτά που την προσλαμβάνουν οι γονείς χωρίς το κράτος ενδιάμεσα για να είναι με στην τάξη κανονικά με το παιδί και υπήρχε κι άλλη μια ε, γυναίκα η οποία ήταν νοσηλεύτρια σε μεγάλο νοσοκομείο του κέντρου της Αθήνας Λοιπόν και την ονομάζα αυτή την εκπομπή εργασία στη φροντίδα ανθρώπων και ήταν αυτός ο βοηθό, εργοθεραπευτή που δούλευε στο ΟΚΔΑΠΑ μια παράλληλη δασκάλα σχολείο ε, και οι απαντήσεις που απαντηθήκαν ήταν πώς, πώς υπάρχουν τα εργατικά εποκείμενα στα επάγγελματα φροντίδας είναι φροντιστικό επάγγελμα βοηθό σε εργοθεραπευτή η παράλληλη στήριξη σε ένα παιδί στο δημόσιο σχολείο αφορά μόνο την παιδεία είναι δύσκολες οι δουλειέ όταν έχεις να φροντίσεις και ποια είναι η καθημερινότητα στην εργασία ε, στον τομέα αυτό έχω υπάρξει και κατά βάση αυτά να το και στο μέλλον και ως ε, εθελοντής αυτή τη στιγμή βοηθάω ο συμφοιτητής ε, και έχω δουλέψει και Ελλάδα και, και εξωτερικό μπορώ να πω τα πράγματα είναι μέρα με τη νύχτα δηλαδή, πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα ε, δεν αμίβεται η συντηρητική πλειοψηφία ε, είναι δηλαδή η οικογένεια είναι οι φίλοι των ανθρώπων, γιατί δεν υπάρχει καμία ε, πρόνοια κρατική κοινωνική ε, για του ανθρώπου. Ε, πέρα ότι εντάξει, δεν υπάρχουν ε, ούτε πεζοδρόμια για να βγουν έξω και πα, α πούμε, σε μια Θεσσαλονίκη και βλέπεις τόσα μαξίδια. Και λες τι έγινε, Είναι γεμάτη η πόλη. Γιατί εκεί έχει καλύ, έστω μερικά πεζοδρόμια. Στο ε, κέντρο. Στο κέντρο, είπα έστω μερικά. Λοιπόν, τα περισσότερα θε να, να κάνεις κάποιο σεμινάριο, τα περισσότερα σεμινάρια θα, για να μάθει να, να γίνει φροντιστή. Τα περισσότερα σεμινάρια δεν δίνουν καν ε, πιστοποίηση που το κάνει και μπορεί απλά να τα κάνει και να τα ξανακάνεις για να μην τα ε, ξεχάσει. Για άτομα με άνοια, για άτομα με, με κινητικέ δυσκολίε. Ε, ε, ενώ α πούμε σε άλλα μέρη μπορεί ε, σε μια Ευρωπαϊκή χώρα, εγώ α πούμε. Δούλευα part-time και βάζα τα, τα μισά λεφτά στην άκρη ως ε, βοηθό ε, αμέ. Και ποιο με πλήρωνε, ο Δήμος και που έμενε το άτομο που φρόντιζα σε ιδιωτικό με πρόσβαση με, με κουμπάκι στο χέρι, ρολόι 24 ώρε 24 ωρο νοσηλεία. Τι, καταλαβαίνετε, τι, τι συζητάμε, τι συζητάμε, πώ είναι για τα άτομα στην Ελλάδα, και τα εργαζόμενα και τα ανάπηρα άτομα, τα άτομα με αναπηρία μάλλον, συγγνώμη, γιατί δεν είναι το καθοριστικό τους στοιχείο η αναπηρία, απλά είναι κάτι που συμβαίνει. Και πώς είναι και για, ναι, και, και για τις δύο πλευρές. Ναι, εντάξει, επειδή εγώ έχω και προσωπική εμπειρία από αυτό, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και... Ας πούμε και μέσα στην οικογένεια Όταν έχεις με πούμε τέτοιες Και από φίλους, φίλες και τα λοιπά Είναι πάρα πολύ δύσκολο Και στην Ελλάδα είμαστε απίστευτα πίσω Σε αυτό Σε σχέση με άλλε χώρες Απίστευτα πίσω σε όλα Στα πάντα Στα πάντα πίσω Πίσω δηλαδή λένε Πουλάνε τώρα Ας πούμε είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση Όποιο πάει Άμα θέλει να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση Να μου πάει να ψωνίσει 10 Σουβενίρ να πάει να δει και δύο τρία πράγματα. Άμα τον ενδιαφέρει να κάνει ένα ταξίδι, να μην κάνει απλώς ένα τουρισμό, ένα τουριστικό, μια τουριστική βόλτα. Άμα θέλει να δει και δύο τρία πράγματα, και ہاں, λέω τώρα στους κάποιες σφωσές, χιλιάδες, που πάνε, θέλει να δουνε και αυτά τα ζητήματα, η τύχη και τα δουνε │ προσέξουν λίγο │││ είναι, │ προσέξουν την πρόσβαση στα μέσα ││││││││ Κάποιοι χώροι, πούμε, για αυτούς τους ανθρώπους Ας δούνε την, την αντιμετώπιση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι Έχει κάνει σε άκρη άκρη τι κάνει εδώ Εποδίζεις που έχεις κάτι τέτοια Και γιατί να μπαρκαρωδώ Κατάγελα, έλα μωρέ, τι έγινε, ποιο θα περάσει από εδώ Γιατί κάτι τέτοια έχουμε εδώ, έτσι Κάτι τέτοια φοβερά και τρομερά δηλαδή, τη χώρας που ξεκίνησε ο φωταδισμός <laughs> Λοιπόν, <laughs> αυτό Οκ okay. Λοιπόν, ε, πολύ δυνατή εκπομπή Την προτείνω και αυτή ε, Και οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ για την εκπομπή Αντιμετωπίσαν πολλές δυσκολίες Στο να εκφράσουν αλήθεια Τι περνάνε και τι γίνεται στου χώρους εργασίας τους ε, Λοιπόν, ήταν η 305η εκπομπή Μιλάμε 30... και κοινωνίες Συγγνώμη τώρα, ήτανε. μιλάμε και κοινωνίες που γερνάνε Κοινωνίες που γερνάνε Δηλαδή είναι πλειοψηφίε. Όλα εδώ. μπροστά μα είναι Ωραία, πάμε Εντάξει, το μόνο που είπαν είναι πάρκινγκ ψάχνουν όλοι για του ανθρώπου όταν ε, δεν ναι, είναι καλά. Ναι, ναι. Λοιπόν, 36η εκπομπή ήταν η παρουσίαση βιβλίου από τι εκδόσει Αυτολεξή, Ελεύθερη Δήμη και Κομμουνναλισμό. Ε, η πολιτική δημη και η πολιτικη κληρονομια του Bookchin. Γι' αυτό δεν θα πούμε κάτι. Μπορείτε να πάτε στην πολιτεία ή στην πρωτοπορία να το κλέψετε το βιβλίο και να το διαβάσετε. Ε, Στι βιβλιοπαρουσιάσει δεν θα πούμε κάτι περισσότερο. Είπαμε από εκδόσει Αυτολεξή, Ελεύθερη Δήμη, το κάναμε μαζί με άτομα που είναι από τι εκδόσει Αυτολεξή. Λοιπόν, αυτό ενδιαφέρον βιβλίο. Αντί να στηρίξει εσύ τι εκδόσει, Πα και λες να το κλέψουν έτσι. <laughs> και τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια να Π, πούμε, Πάντα στα είναι. βιβλία, ναι, οκ. Okay. <laughs> εκδόσει Αυτολεξή, οκ. <okay>. Στηρίξτε, <laughs> μπορείτε ναι. να πάτε και εδώ στο 3. να πάρετε που ανοίγουν κάθε μέρα και κάνουν μπαζάρ. <laughs> Αλλά από εκεί και πέρα. Στηρίξτε και πάρτε παλού. Ναι. ναι. <laughs> ε, Κλέψτε το και δώστε το σε κάποιον άλλον. το <laughs> δικό σας. <laughs> λοιπόν, επόμενη εκπομπή ήταν η 37η. Ήταν εκπομπή με άτομα από τη συνέλευση Όχι Μετρό στην πλατεία των Εξαρχείων. Και εδώ θα σας τη φέρω. Ε, ήταν μια εκπομπή η οποία δίρκησε μία ώρα και μία μισή ώρα. Και τι πολιτικέ, κοινωνικές δικονομικέ προεκτάσει, οι οποίε ανέλησε εδώ η, η γυναίκα που ήρθε για το ζήτημα. Δεν τις είχα κατά νου, ενώ είμαι πληροφορημένος, έχω ξανά κάνει εκπομπή για το μετρό, έχω διαβάσει κείμενα. Ε, η εκπομπή πραγματικά είναι να την κολλάτε στα αυτιά σε ακουστικά, σε όλους αυτούς που λένε ότι γιατί έπαιξε πάρα πολύ αυτό από όλα τα site τα μεγάλα, ότι έλα πάνω να τους φτιάξουν και μια πλατεία εκεί και δεν γουστάρουνε. Ακούστε πραγματικά όποιο θέλει να ασχοληθεί αυτή την εκπομπή σε όλες τις περιεκτάσεις. Και δεν μιλάμε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι ότι θα χαλάσουν το image το πολιτικό των εξαρχείων. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε καν συλλάβει. Ένα μεγάλο κομμάτι σίγουρα είναι το gentrification και η τουριστικοποίηση της περιοχής. Ε, mm. Αλλά έχει πάρα, πάρα πολλά πράγματα μέσα τα οποία ούτε εγώ τα περίμενα, Δηλαδή ήμουν ο πρώτος, από τις πρώτες φορές που ήμουν 100% ακροατής στην εκπομπή. Είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά και συγκεκριμένο άτομο που ήρθε είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην παρουσίαση. Τη συνέλευση και αυτό που είχε να πει ήταν πολύ καλή εκπομπή. Εγώ ε, τη στηρίζω. Λοιπόν, εγώ θα λέγα να προχωρήσουμε. Ε, δεν είναι δηλαδή... Οκ, okay, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει βγει πολλές φορές απόλυτα. Πάμε σε άλλα που είναι πιο θαμμένα. Τη 28η εκπομπή είχα καλεσμένου δύο... Καλλιτέχνες θα πω. Ήταν δύο ανθρώπους που κάνουνε κόμιξ και τους πήρα μία συνέντευξη πώς είναι να κάνεις indie ανεξάρτητα κόμιξ στην Ελλάδα. Δείχνατε τα κόμιξ. Ναι, τα δείχναμε. Ε, τα ακούγατε. Ε, και είχε πολύ ενδιαφέρον, έτσι γιατί όλοι όταν ακούμε κόμιξ σκέφτεται Σπάιντερμαν, Superman και όλα αυτά τα, όλους αυτούς Όχι, τους υπερήρωες. Ε. Και εδώ τα παιδιά θα να πούνε ότι όχι και μίλησαν και για τα πολιτικά κόμικς και πώς είναι ένας τρόπος έκφρασης και πολιτικοποίησης του κόσμου. Ε, λοιπόν, εδώ θα είχα σχολιάσω κάτι. Για ε, Το τρίτο ε, μακροβιότερο κόμικ της ε, DC είναι ο Wonder Woman. Μετά το Batman. Ελα, το Σούπερμαν ότι ήταν Αμαζόνα, Ελληνίδα, Άπονιο, από... Ιωνία, από την πες. Λοιπόν, ε, τα πρώτα χρόνια από το 1941-1942 μέχρι και το 1947 που πέθανε ο σχεδιαστή ε, προωθούσε τον τοπικό σοσιαλισμό, ε, τι πορείε, τη, ε, την αυτοοργάνωση από τα κάτω αν ήταν Βασίλισσα των Ομαζώνων. Δεν ήταν Βασίλισσα, όχι. Ό,τι δεν ήταν Βασίλισσα. Όχι, Πριν όχι. Κήπισσα, ούτε Το, Τα είχε αρνηθεί, τα είχε αρνηθεί okay, όλα αυτά. Οκ, okay. Είχε πάει στον κόσμο των αντρών ε, και επειδή δεν κατάφεραν ε, κατάφερα να τη διαφθείρουν, την άφησαν να μείνει εκεί πέρα. Okay. Ε, λοιπόν... Και εννοείται αντιναζιστικό πάρα πολύ... Ε, ε, αν... Λευκή βέβαια και αυτή Αντικαπιταλιστικό ναι, ναι. Ε, ε, Πολύ Προωθούσε ο συνδικαλισμό Προωθούσε φυσικά και, και BDSM Να τα λέμε όλα τα καλά Προωθούσε και συντροφικότητα ε, Τέλος πάντων ναι ε, Και μετά το, το θάψανε Πήραν την τη Gal Gadot Μέσα από τον IDF Την, την κάνανε casting Και τη βάλανε να παίξει τη, τη Wonder Woman ε. Τέλος πάντων Όλα από έτσι καταλήγουν. Με περιπτώσει, είχε ενδιαφέρον και αυτή η εκπομπή. Όλε τα πόδια είχαν ενδιαφέρον και προσέξτε με. Νομίζω ότι. <laughs> αυτή, γιατί ο ένα, ο άνθρωπο, ο Νίκο, ο Σκαμάγκα είναι αγαπημένο φίλο, ο ένα σχεδιαστή. Και άλλω ήταν ο Δημήτρη Αβράμ, ο οποίο κι αυτό κάνει τρομερά κόμμιξ. Ψαχτείτε στην περιγραφή, έχει δουλειέ του, έχουν τρομερά πράγματα τα παιδιά. Την η εκπομπή. Ε, θεματική για τι εξελίξει στην Εκής Ανατολή με τα γεγονότα στη Συρία. Εδώ τώρα, τι να πούμε... Ο είναι, παρα... είναι και η μέρα. Το είναι ξεκινήσαμε η μέρα. τη χρονιά μαζί και την κλείνουμε με πόλεμο, ρε φίλε. Ναι, τι να ναι, σου ναι. πω να πούμε, ε, τώρα, τι να πούμε τώρα, Νομίζω ότι θα υπάρξει στιγμή πλέον που δεν θα υπάρχει κάποιο ανοιχτό μεγάλο μέτωπο στον κόσμο όσο ζούμε. Ναι, ναι, ελεύθερα. Ε, τώρα για αυτή την εκπομπή δεν μπορούμε να... Σε αυτή την εκπομπή βασικά Προχώρα. μιλήσαμε. Υπάρχει, ο... να την ακούσουμε. Υπάρχει, ασυνάμα. απλά να πούμε ότι το πλαίσιο ήταν των τελευταίων περίπου 150 χρόνων εδώ ο Παρατρόλ βοήθησε πάρα πολύ ο Φάνης να πει πώς ξεκίνησε, τι έγινε και πώς φτάσαμε περίπου μέχρι εδώ η εκπομπή ε, για όποιον θέλει να έχει ένα πολύ καθαρό ιστορικό πλαίσιο συνέχεια των πραγμάτων του κόσμου που πέρασε τον, ε, σε σχέση πάντα με τις διαμάχες που είχαν ε, στη γειτονιά, με τη θρησκεία τα ζητήματα και όλα αυτά είναι η 30η εκπομπή. Για όποιον θέλει για τη Συρία συγκεκριμένα και για τα γεγονότα. Να πω λίγο κάτι για τα σημερινά γεγονότα. Σε σχέση με αυτό, ότι σκεφτείτε λίγο ότι για να γίνουν επιθέσει που γίνονται, συνεχίζονται επιθέσει τη Ισραηλινή αεροπορία απέναντι στο Ιράν. Είναι σίγουρο ότι η αλλαγή που έγινε στη Συρία έχει βοηθήσει σε αυτό. Υπόψε, έτσι. Αυτό δηλαδή για να γίνουν αυτέ οι επιθέσει σήμερα έχουν παίξει το ρόλο του. Έχει παίξει το ρόλο τη αυτή η αλλαγή και είχες πει και άλλα πράγματα ποιοι είναι διεύθυντας ναι. υιαφέρον... χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ε, πώς το λένε ότι όταν το λες αυτό στηρίζεις Άσαντ, γιατί έχουμε και κάτι μουρλούς που λένε ότι Ά, άρα είσαι με τον άρα άρα είσαι Άσαντ με τον ήταν αυτή <στονίως> που λέγανε να βάλουμε υπογραφή για την θυμάμαι τότε παλιά <στονίως> για την δημιουργία ζώνης απαγόρησης πτήσεων πάνω από τη Συρία, μόνο για τον Άσαντ για να έρθει φυσικά αυτός που ήρθε που λέγανε και λένε αχ Εντάξει, εμείς δεν θέλαμε αυτό, και θέλαμε κάτι να άλλο, ναι. Θέλαμε κάτι άλλο, αλλά εντάξει. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Ναι, έλατε. <laughs> εντάξει, να ρωτήσω ναι. κάτι πριν προχωρήσουμε. Ναι. Επιβεβαιώθηκε έστω και μία φορά ο Παΐσιος, είπα άλλη πήγη. Τρίτη φορά. Και η γυλιά Βάργκα. Ψάξτε, είναι ατρομερή. <laughs> την ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, 400 εκπομπή ήταν αφήρομα στον άφησε ο μου παππού. Ε, παπούς της καρδιάς μου ένας από μου ε, τι να πω τώρα τι έχει γράψει, τα βιβλία του με έχουν ταξιδέψει το μόνο που κρατάω από αυτή την εκπομπή είναι ότι ε, πολλές φορές λένε ότι αυτά τα βιβλία είναι να τα διαβάζεις το καλοκαίρι που είσαι ανέμελος και λέω εγώ, ναι αδέλφια ε, εμείς σαν άνθρωποι ανέμελοι έπρεπε να, να ζούσαμε γενικά άρα τα βιβλία που σου αρέσουν να διαβάζεις ανέμελος ίσως είναι αυτά που σου χτυπάνε λίγο περισσότερο στην ψυχούλα σου Εντάξει? άρα όταν διαβάζεις κάτι άλλο με πίεση για να οκεί. Okay. εγώ βρίσκοντας τη γαλήνη Τη ψυχεδελικής ιστορική ε, ε, διάβγειας και όλων αυτών που έχει μέσα του μυστηριακού πλούτου και όλες αυτές τι φάσεις που είχε στα δέκατο βιβλία του Tom Robbins, δεν το ξαναβρήκα ποτέ πέθανε ο άνθρωπος, του κάναμε ένα υπεραφιέρωμα μαζί με δύο λάτρεις, με το Jason Bitternet που κάνει πλέον εκπομπή στο Radio Reboot το μονοπλάνο και με τη ρούλα ε, κάναμε ένα αφιέρωμα, ένα αντίο στον παπού τη καρδιάς μας ε, τρομερός άνθρωπος, φεμινιστής πριν τους φεμινιστές Μιλούσε για τα δικαιώματα των γυναικών Μιλούσε για τα δικαιώματα των ε, εγχρώμων στην Αμερική όταν τον διώχνανε. Πριν, ε, πριν. ποιο θεωρείς εσύ το πρώτο κύμα Τη γυναίκα του Σάρτρ Το πρώτο κύμα το... Ήταν, η, γυνα... δεν ήταν. ήταν λοιπόν, η γυναίκα το του Σάρτρ Πάρτο πάρ, Όχι, αυτό είναι το δεύτερο κύμα η Simone de Beauvoir. Ε, Το πρώτο κύμα Σε νέκα 1848 Υπογράφτηκε ε, ε, μια διακήρυξη δικαιωμάτων των, των γυναικών στι ΗΠΑ. Θα το σώξω, Τζατζιμπιτί. Εντάξει, είδε όμω ενημερωμένο πολύ καλά. 1848, γι' αυτό σου λέω. Πότε γεννήθηκε, κοιτάνε, πρέπει να ξέρω. Και στου φραζέτε, θα πάρω. Γεννήθηκε. Τότε ξεκίνησαν οι σφραζέτε, ακριβώ. Ο Τόμ Ρόμπιν γεννήθηκε κάπου το 1934, εν πάση Ε, 100 χρόνια μετά εκατό χρόνια μετά όμως ήταν η να τα βάλει αυτά στα mass media και τον διώχναν από, τα... από παντού. Πάντως αυτό έτσι. που είπες ε, για το βιβλίο γενικά, ότι καλοκαιρά και χαλαρά, αυτό σημαίνει και μια προσέγγιση που υπάρχει για το βιβλίο και γενικότερα ότι σε χαλαρώνει, ότι στις καθημερινές σου ζωή, η κυρία είσαι φτιαγμένη, ή πάντων, ε, παπάκια, ε, είσαι φτιαγμένος για να δουλεύεις, για να παράγει. Άστατα, αλλά την ώρα της άδειά σου κάνει αυτά. Καθημερινά θα είσαι με αυτό που πρέπει για να παράγεις. Την πίεση. Για να αποδίδεις, ναι. ναι, ναι, ναι Όχι ναι, ναι. άλλα πράγματα. Όχι. Μόνο τότε που θα πάρεις άδεια. Μετά συνέχεια πίεση, κάθε μέρα. Λοιπόν, 401η εκπομπή, θεματική ποδόσφαιρο, παδική κουλτούρα και κοινωνικές προεκτάσεις. Λοιπόν. Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι που ξεκινήσαν, κάποιοι από αυτού που είχαν ξεκινήσει του Radical Fans United, το οποίο ήταν μια πολύχρωμη σκέψη και δράση για κερκίδα. Ε, πολλά από αυτά που κάνανε τότε ήταν συγκινητική εκπομπή, σα φανεί περίεργο, γιατί πολλά από τα πράγματα, από τις, τις αναλύσεις και πράγματα που κάνανε ως δράση αγκαλιάστηκαν θέλοντας και μία από πολλές μεγάλες κερκίδες στον ελλαδικό χώρο και αυτό ήταν μια τρομερίνη και όταν βλέπεις ότι οταν βλέπει οτι κάποιο έχει λόγο δικό του με κείμενα παραστάσεις, Κάποιοι, οι περισσότεροι, οι οποίοι ήταν αρνητικοί πάντα για τι μεγάλε κερκίδε, ότι εμεί θα έρθουμε να κάτσουμε με αυτού, από εκεί και αυτού δεν θα έρθουμε ποτέ. Κι όμω οι περισσότεροι αγκαλιάσανε το Radical Fans United. Το site είναι ακόμα στον αέρα και έχει τρομερά άρθρα μέσα, δηλαδή για όποιον θέλει να ψάξει, όχι μόνο για την οπαδική κουλτούρα, για το παιδόσφαιρο ω κοινωνικό φαινόμενο. Γιατί έχει μία τάση ο χώρος, ο πολιτικός που λέμε ο χώρος να είναι αρκετά αλυτιστής σε, σε, σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Ένα μήμα του και ναι. κυρίως πιο πάλια ναι, ναι. θα έλεγα γιατί κάποια χρόνια ας πούμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες θα έλεγα ότι έχει αλλάξει προσέγγιση αρκετά σε σχέση με παλιότερα. Αλλάζει βέβαια και από άλλους λόγους, εγώ δεν θέλω, θα, θα κράξω. Αλλάζει και επειδή Καλά, οι, οι σε άλλα πράγματα και το γυρίζουν πάλι. Ε, πάμε τώρα πάλι και ενώ πριν λέγανε όχι. Θε να πεις κάτι? Εγώ θέλω να πω ότι παρόλο που δεν είχα ποτέ τη συγκίνηση του γηπέδου και της ομάδας, ε, από Radical Fars United είχα ακούσει πρώτη φορά κάτι συγκινητικό σχετικά με μπάλα και αθλητισμό, Στι ομάδε οι παίχτε αλλάζουν, ο προπονητή αλλάζει, οι πρόεδροι αλλάζουν, οι όλοι αλλάζουν. Ναι, μόνο οι φίλοι αυτοί παραμένουν οι ίδιοι, άρα αυτή είναι η ομάδα. Ε, και αυτό που βλέπω έτσι απ' έξω απ' έξω, ενέτει 2025 και όλο συνεχίζεται, είναι ότι γίνεται ακόμα πιο θέαμα η μπάλα. Ε, θα πληρώσει το εισιτήριό σου, σου λένε, για να πα να δει το θέαμα και θα σεβαστεί μόνο αυτό. Ε, και από εκεί που. Από όσο γνωρίζω και μπορώ να το καταλάβω πολύ καλά, ας πούμε, ότι η ομάδα και η κερκίδα είναι, είναι μια συσπήρωση. Και μάλιστα αρκεί να μην είσαι τίποτα άλλο, πούμε, αρκεί να είσαι η ομάδα αυτή. Ε, προφανώς και θέλουν να το σπάσουν αυτό, γιατί η απομόνωση βολεύει. Εδώ να πούμε να ρεστιν πίσω και στο Χατζικρίστο, ένα τελευταίο ρομαντικό. Ε, του αξίζει. τρομερές προσπάθειες για αυτά που συζητάμε να μην ε, γίνουν όλοι χούλιγκαν και να μην μετράνε όλοι μα και πιο σεβαρά και πιο σκοτώνει, αλλά να πει ότι η ανιδιοτέλεια ε, για την αγάπη σε μια ομάδα να ακολουθά όλο αυτό ήταν κάτι διαφορετικό και να το πούμε και από αυτή την εκπομπή. Ε, νομίζω δεν θα ήταν κακό. Έτσι κι αλλιώς, δεν νομίζω κάποιο άλλο στο to Reboot να πει rest in στον. Ο οποίο υπέγραφε και ω αντι-Hooligan, Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ιδιαίτερη εκπομπή. Μιλήσανε δύο άνθρωποι που σα είπα και είναι αυτοί που γράφουν πλέον στο Hoomba Magazine. Άρα, αυτοί συνεχίζουν, εκδίδουν περιοδικό δικό του ε, και μιλάνε ε, και για πράγματα σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε μόνο εδώ στα 10 εκατομμύρια που ασχολούμαστε με την μπάλα. Εδώ βλέπουμε ότι ε, τρέχουν και άλλα πράγματα παντού. Πάμε λοιπόν στην 42η εκπομπή, ένα μεγάλο θέμα. Μιλήσαμε κάναμε εκπομπή την, στην 28η Φεβρου, ε, Φεβρουαρίου. Την ημέρα τη μεγάλη συγκέντρωση, την ημέρα τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στον λαδικό χώρο σε σύνολο και στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Να υπάρχει κόσμο κολλητά από τον Ευαγγελισμό έω πιο κάτω από την Ομόνια και από το θυσίο μέχρι τα εξάρχεια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ε, το πιο κοντινό ήταν back-to-back -back συγκεντρώσεις... Παπανδρέου Μητσοτάκη Καραμα... ε, τύπου... Αλλά αυτό το πλήθος δεν... Ε, αυτός ο κόσμος που λέγαμε ότι είναι ο μουδιασμένος κόσμος... Που έχει πεθάνει και δεν βγαίνει... Βγήκε... Γι αυτό το... Βγήκε βέβαια μετά από αρκετό καιρό... Πάρα πάρα μήνες... Έχοντας ακούσει κάποια ηχητικά τα οποία ήταν ανατριχιαστικά... Δηλαδή πάντως το θέαμα έπαιξε το ρόλο του... Αλλά ο κόσμος βγήκε ε, και κάναμε μια εκπομπή εδώ μαζί με τη, μια άλλη εκπομπή ε, του Ρεντουρμπού, το Black Magic, μιλώντας ε, για αυτά που γίνανε. Ε, είπαμε το τι έγινε εκείνη την ημέρα, πόσο σημαντικό ήτανε και αναλωθήκαμε αρκετή ώρα στην ε, προβοκατορολογία για τους μπάτσους που τις παίζανε με μπάτσους και όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου. Το ξέρετε ότι σε κάθε πορεία αυτοί που ξεκινάνε τις συγκρούσει πάντα είναι μπάτσοι. Και είχε πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε ένα διαχωρισμό εκείνη την ημέρα... ότι εκτός ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά αριθμητικά από ήταν... δηλαδή σε όλα τα στενά για τρει ώρες παίζανε ξύλο μπάτσι με μπάτσο, δηλαδή το ξέρετε αυτό, σουρεαλισμός σε, σε επίπεδο τρομερό... Ε, για όσου ήταν στο Σύνταγμα, είδανε ότι οι οπαδοί που λέγαμε πριν από λίγο... πήγανε με ημίδιακριτικά κάποιοι με συνθήματα της ομάδας τους... Ε, και έκαναν τις πρώτες επιθέσεις. Δηλαδή, okay, αυτή σίγουρα δεν ήταν μπάτσε παιδιά. Okay. Και μετά από εκεί και πέρα ε, γινόντουσαν πράγματα και αρκετέ ώρες στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποια μικρή τοποθέτηση για εκείνη την ημέρα ή για την προοκατορολογία. Την έχουμε κάνει και εμείς τα Bad News. Την έχουμε κάνει τη συζήτηση για την προοκατορολογία, πράγματι. Ε, για εκείνη την ημέρα τοποθέτηση... Ε, Κόσμος κατέβηκε που δεν είχε ξανάρθει, πραγματικά. Ε, παίρνανε άνθρωποι ε, και από δηλαδή ε, συμφοιτητών γνωστών ε, και τα λοιπά, ε, καραδεξιοί, ε, νεοδημοκράτες βαμμένοι, παίρνανε ταξί και κατεβαίνανε για να διαδηλώσουν εκείνη τη μέρα. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα πραγματικά κλείσανε τα πάντα τα πάντα κλείσανε φαρμακεία Α, σημαντικό φούρνη. δεν είπαμε ότι ήταν και η μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων 10 χρόνων και ε, να το πούμε αυτό ήταν κλειστά όλα ναι αυτό... ναι ήταν εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών τότε άλλη, σε άλλη συγκέντρωση εκτός Αθηνών που και εκεί ήταν η μεγαλύτερη αλλά ε, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα γεγονό ιστορικό αυτό που έγινε και ήταν ε, μια κίνηση που έδειξε ότι τουλάχιστον κοινωνικά και εκείνη τη στιγμή, με αυτό τον τρόπο, έτσι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όρες, δεν είναι όμως στιγμής, ε, ξεχύλωσε στο ποτήρι από αυτό που συνέβη. Δηλαδή το πήραν όλοι χαμπάρι τι έχει γίνει. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα σον αφορά την ε, αυτή την τα θεωρία προβο... περί και τα λοιπά, τα γνωστά που τα περιραίωνε και διάφοροι συγκεκριμένοι και από πολιτικού κύκλους και τα λοιπά. Να πω ότι οι ίδιοι πολιτικοί κύκλοι πάρα πολλές φορές, όπως τώρα στις ΗΠΑ που υπάρχουν οι διαδηλώσει για το ΆΙΣ, έτσι και άλλες φορές που γινόντουσαν και στην προηγούμενη προεδρία Τραμπ, που είχε γίνει <κοίλει> τότε ο χαμός. Ε, με τις ε, διαδηλώσεις που γινόταν τότε και τις συγκρούσει. Να πούμε ότι τότε όσο ήταν μακριά Λέγανε στηρίζουμε φουλ παιδιά Ναι συγκρούσει <laughs> και τα λοιπά Αλλά όταν έρχεται εδώ στη χώρα α, αυτά είναι μακριά από μας Τους ξέρουμε Ναι γιατί δεν τα έλεγχουμε εμείς Αυτό θέλω να πω ήρυ... Κερδίζουμε ειρηνικά ναι, ναι. Εμείς. Έχεις ζητήτηση ναι. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει Έτσι ειρηνικά εδώ εγώ στο έχω πει παρατρόλ, Πάρα. μου έχει μείνει από παρατρόλ τύπου 2014, μου έχει μείνει ατάκα εκπομπάρα. Που έλεγε. Ε, ναι, ναι, ναι, αλλάζουν τα πράγματα σίγουρα με κατσαρόλε και τίγια, ναι, ναι. ναι. Ε, μέχρι και σε ελληνικέ ταινίε, οι οποίε ήταν καρά συντηρητικέ στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, το πετρίδι, στην απεριέφει φούλ. Φούλ! Και από τα παιδάκια. Στο τέλο, έτσι στα λίγη ταινία. Τα παιδάκια απαιτούσαν πέτρε. Και τώρα σκάει αριστερά εδώ και σου λέει όχι, αυτή είναι μπάτληση. Είναι κακή. Δεν συγκρούεσαι Θα μα πει εσύ πολλά θα πώς θα βγάλουμε το θυμό πώς θα... και πώς θα δράσουμε εμείς πολιτικά. Ε, μέσα από τη Βουλή μου, αρέ, ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, αλλάζουν, Αλλά... τα έχουμε, έχουμε ξαναδεί. Υπήρχε όμως και κριτική και από την πιο χαλαρή πλευρά, ας πούμε, έκλεισε για μία ώρα για διαμαρτύρια το χινοδρομικό της Πάρνηθας και υπήρχαν, ας πούμε, κακόβουλα σχόλια. <laughs> <laughs> Κοίτα, να, να μην μπορεί να περάσει καλά ούτε αυτές εκείνες στιγμές, δηλαδή. Οι άλλοι που λέγανε για το μάτι δεν κάνατε τα ίδια. Ναι, για ναι, μάτι, ναι. Κλασικό είναι όπω ε, γιατί η Μαρφήν δεν λέτε τίποτα ναι. μέχρι να θωωθήκαν ε, οι άνθρωποι που του. Ε... Πήγαμε στο μάτι. Εγώ ξέρω ότι για το μάτι. Πήγαμε πήγα. στο μάτι. λέγω. Το το μάτι... Πήγαμε στο μάτι. Πήγαμε στο μάτι. Εσεί που ήσασταν που το λέτε. Ασούλε, θα σα έλεγα που ήσασταν, αλλά τέλο πάντων. Σε όχι ανδρομικό στην παρτίδα. Ναι, πάρα. καλά. Ακριβώ. Ε, ήθελα να συμπληρώσω ότι για το μάτι άλλα άτομα πήγαμε, άλλα άτομα. Ε, κάναμε συναυλία στο σκοπευτήριο μαζευτήκαν 47.000 ευρώ Και τα δώσαμε σε ανθρώπους Πιστοποιημένα με καμένα σπίτια Μόνιμη πρώτη κατοικία Έτσι. Με συμβόλαιο κανονικά να. Και δεν ε, πιάνε ούτε νεράκι Όχι δεν βγάλανε λεφτά Ούτε νερό να το πληρώσουν. Οπότε το τι κάνατε για το μάτι ναι, ναι. Αφήστε, Διαβάζαμε τις αναρτήσεις Στις δικές σα. Λοιπόν τα 43η εκπομπή ήταν μαζί με το Blue Peaks, έναν μουσικό παραγωγό από το Εργατικό Περιστέρι, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει και τη μουσική για τον ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ατρόμητου. Ε, πολύ ωραία εκπομπή για το πώς είναι να είσαι beatmaker, στην εποχή της τεχνολογίας πόσο εύκολο είναι. Ε, αυτά τα φιλιά μας του Blue Peaks. Συνεχίζουμε, εκπομπή για την καταστολή των καταλήψεων του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου και την πολιτική επικαιρότητα. Εδώ είναι Giz. Μιλάμε για, τις, μιλάμε για το χώρο που βρισκόμασταν, έτσι, σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Στι ραδιοζώνες που έκλεισαν περίπου 20 χρόνια λειτουργία, λίγο πριν συγγύησουν από μόνε του, χωρί να δεχθούν εξωτερική καταστολή. Αλλά το στέκει του Πολυτεχνείου, δε, δέχθηκε εξωτερική καταστολή τέσσερις φορές συνεχόμενες μέχρι που το γκρεμίσανε ένα στέκι ιστορικό, μία κατάληψη από το 1989, γκρεμίστηκε ολοσχερός, ενώ όταν κάναμε εργασίες στην αίθουσα 12 ε, για να κάνουμε συνέδρια και τρυπάγαμε το πάτο μαρχόντσαν και μας κάνανε μηνύσεις στου ζωγράφου γιατί χαλάγαμε το δομικό πλαίσιο του κτηρίου, ε, αυτή γκρεμίσανε ολόκληρη με την έξα, με μπορντόζακια εντός μέσα του κτηρίου. Εδώ ήρθαν τα παιδιά από το αυτοδιαχειριζόμενο ΣΤΕΚΙ Πολυτεχνείου ε, και... για να πω... Α, όχι. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή που παιδιά από το Αυτόνομο Σχήμα ηλεκτρολόγων και την Αυτόνομη Πρωτοβουλία Μηχανολόγων του ΕΜΟΠΟΥ. Και μιλήσανε για τι ε, κατασταλτικές ε, επιχειρήσει. Μίλησαν για την κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Μίλησανε για του φοιτητέ ω πολιτικό υποκείμενο. Ε, πολύ δυνατή εκπομπή. Και δυνατή εκπομπή γιατί χαιρόμαστε με την νεολαία. Γιατί εάν μα αφήνει κάτι αισιόδοξο, γιατί είπαμε τι μισούμε την ελπίδα. Η ελπίδα είναι ανάθεση. Η ελπίδα είναι μαγικέ λύσει και τσιχαινόμαστε. Μιλάμε για αισιοδοξία. Μιλάμε για ανθρώπου που είναι νεαροί, που έχουν σκατό που έχουν δει μόνο καταστολή στου αγώνες τους, έτσι, και είναι εκεί και παλεύουν στο Πολυτεχνείο, το οποίο έχει γίνει άνδρο ε, αστυνόμων, άνδρο ενός πρίτανη φασίστα, γενικότερα πολύ σκληρό. Πολύ ωραία εκπομπή, τα παιδιά ήταν πολύ λογότατα, 404 ήταν μαζί, όπως είπαμε, αυτόνομο σχήμα ηλεκτρολόγων και αυτόνομο πρωτοβουλία μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Πάμε στην επόμενη η οποία ήταν από τις καλύτερε μου, πάρα πολύ σημαντική εκπομπή. Ε, χίλια ευχαριστώ στον Αντώνη Τορέλα. Λοιπόν, επειδή το στούντιο δεν είναι προσβάσιμο και επειδή ο Αντώνης Ωρέλας ε, είναι ανάπηρος ακτιβιστής και σκηνοθέτης, πήγα στο σπίτι του, στο δικό του στούντιο και μας μίλησε για αυτός ε, είναι στη Μηδυνηνική Ανοχή, που είναι εκείνη η κοινή αναπήρων και ονομάσαμε την εκπομπή 2025 «Η άγνωστη χώρα της αναπηρίας". Και μιλήσαμε για τον μισανάπηρισμό. Ε, η εκπομπή αυτή ήταν πιο δυνατή από οτιδήποτε. Ε, τα πράγματα που άκουσα ήταν ε, πράγματα τα οποία τα άκουσα πρώτη φορά και όχι μόνο για τους αγώνες και τις εξεγείρες που έχουν κάνει τη όχι ε, για τους ανθρώπους που έμαθα για την αναπηρία, για την ίδια την αναπηρία που γενικότερα δεν είχα συζητήσει με κάποιον άνθρωπο ο οποίο να μου πει ότι η αναπηρία είναι μια βλάβη. Έτσι Μια βλάβη μπορεί να σου, να σου γίνει κατά τη διάρκεια τη ζωή, μπορεί οτιδήποτε. Η αναπηρία μα κάνει η κοινωνία που δεν μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί. Λειτουργικοί εννοώ να κινηθούμε εύκολα, να είμαστε εκεί που πρέπει, να πάμε στι δουλειέ μα. Αυτή είναι η αναπηρία. Εμεί δεν είμαστε ανάπηροι, έχουμε μια βλάβη. Okay. Κάποιο έχει στο σώμα μια βλάβη, κάποιο μπορεί να έχει ε, νοητικά μια βλάβη. Αυτό δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι κατά πόσο οι κοινωνίε μα και τα μέρη που ζούμε είναι βοηθητικά στο να υπάρχουμε και εμείς έξω το ξέρετε το 15, 10 με 15% της Ελλάδος έχει αναπηρία πηγή πάνω από 60% όχι, γιατί γιατί δεν, βλέπουμε. γιατί δεν τους βλέπουμε γιατί δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους αδέλφια το καταλαβαίνετε είναι ξεχασμένοι άνθρωποι λοιπόν και η εκπομπή αυτή η 45η με τον Αντώνη Τορέλα ήταν ε, μια εκπομπή που αξίζει να την ακούσετε με τα χίλια. Ε, πραγματικά πάνω σε αυτό για, την, για, το, για το θέμα που είπαμε νωρίτερα, ε, για τα άτομα τα τοξικοεξαρτημένα ε, θέλω να κάνω τη σύνδεση ότι και αυτά τα άτομα κάποια μπορεί να έχουν ανάγκη από κάποια φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να έχουν ανάγκη από ε, κάποια ε, άλλη τέλος πάντων περίθαλψη που δεν την ε, λαμβάνουν και, και βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ε, για αυτό το λόγο Δηλαδή μπορεί ε, κάτι πάρα πολύ απλό και τυπικό Να μην το έχεις ενώ το έχεις ανάγκη Και να σου καταστραφεί η ζωή Και άμα το να αλλάξουν ε, τα πάντα Είναι, είναι φοβερή η διαφορά δηλαδή Μπορεί να, να βιώσει ένα άτομο Με την κατάλληλη ε, περίθαλψη φροντίδα και παροχές. Μα ο ίδιος Αντώνης σε αυτήν την εκπομπή έλεγε ότι πήγε το αμαξίδιο και δεν είναι καροτσάκι για να μου λέγει το αμαξίδιο είναι εμείς τα ονομάζουμε εργαλεία αξιοπρέπειας. Ε, μέχρι και αυτά για να φτάσουν και το πόσο κοστίζουν έχετε δει ένα αμαξίδιο ε? Άξα, καλησπέρα και σας. Και δύο κάπα. Καλησπέρα μπορείτε, σας. Ναι, ναι. Δύσκολα τα πράγματα, η εκπομπή ήταν πολύ δυνατή, ο Αντώνης Σορέλας είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και δεν το λέω γιατί ε, έχω μιλήσει με τόσε εκπομπές που κάνει με πολύ κόσμο ε, θα καταλάβετε το πόσο ψηλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που του είχαμε δει και σε διάφορες παραστάσεις διαμαρτυρίας όταν κάνανε μόνοι του κατάληψη στο Ίκα στην Ομόνια, μόνοι του αυτοί οι άνθρωποι το 2012-2013 δεν θυμάμαι πότε είναι όλα μέσα στην εκπομπή, ε, ακούστε τι τα πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα τώρα, γιατί φτάνουμε στο τέλο για να αρχίσουμε το δεύτερο κομμάτι που θα είναι λίγο πιο. είπαμε, θα βασιστεί σε θεατρικό. Ε, άρα, 46η εκπομπή ήταν η θεματική εκπομπή για την πλατφόρμα Λατέρνα του 14.31am. Τα αδέλφια από τη Σαλούγκα τη, πάνω στη Σαλόνικα, έχουν φτιάξει το συνδροφικό DIY Spotify. Το οποίο ανεβάζει ο κόσμο τι DIY μουσικέ του και μπορεί να τι κατεβάσει σε καλή ποιότητα και να τι ακούσει live stream. Ε, άρα ε, κάναμε μια θεματική πάνω σε αυτό μόνος μου την έκανα μιλώντας για τη Λατέρνα και ελπίζω τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσω εκπομπές να έρθει ένα άτομο και να κάνουμε μαζί το δεύτερο κομμάτι γιατί σε αυτό το πρώτο κομμάτι μίλαγα για, το, για την πλατφόρμα αυτή και την ανάγκη να υπάρχουν μέσα ε, μέχρι και ψυχαγωγία ή όλα αυτά και να είναι δικά μα. Να μην πληρώνουμε ή να μην έρθει σε 5-10 χρόνια αυτή η πολυεθνική Το YouTube, το Spotify και να σου ζητήσει λεφτά Πρέπει να έχουμε κάποιες δομές δικές μας Και όσο μπορούμε να έχουμε μια επέμβαση στο διαδίκτυο καλό θα την έχουμε Λατέρνα λοιπόν, όποιος δεν την ξέρει μπαίνει, ακούει Πατάει απλά λατέρνα θα του βγάλει Και 47 Πολύ δυνατή εκπομπή. Μπορεί να σταθούμε για λίγο. Ήταν θεματική εκπομπή με τίτλο «Ελεύθερα βουνά χωρίς αιωλικά». Ήταν μαζί μας άνθρωποι από άτομα από την Πρωτοβουλία Αθήνας για την Προστασία των Αγράφων που μιλήσαν για το ζήτημα. «Save Greek Mountains» είναι το site το οποίο περιέχει μέσα όλα τους τα, τα link. Και, παιδιά, αυτή η εκπομπή ήταν κεραυνός. Ε, πώς αγωνίζει το κόσμος, πώς αλλάζει ε, η φύση ε, και πώς η επέμβαση του ανθρώπου τα κάνει όλα έτσι όπως πρέπει. Μιλήσαμε για τη business της πράσινης ανάπτυξης. Μιλήσαμε για τα αιωλικά όλα αυτά τα νεκροταφεία που θα έχουμε σε λίγα χρόνια, τα οποία δεν παράγουν κιόλας. Τα παιδιά μιλήσανε, τα παιδιά τρόπος του λέγειν, μιλήσανε πολύ καθαρά με αριθμούς τι συμφέρει, τι δεν συμφέρει για να έχει ο κόσμος μια άποψη και να ξέρει τι γλέντι γίνεται με του επιχειρηματίε πίσω από την πλάτη του. Λένε ότι όταν ανοίγει δρόμο για να ανέβουν αυτοί οι τεράστιοι όγκοι των αιωλικών, πάνε να πει ότι διαταράσσεται όλο το περιβάλλον, γιατί αφού ανέβηκε, ανοίξαν αυτό το δρόμο που επιτρέπει την πρόσβαση στου Έλληκε και στο τέτοιο. Πάνε να πει ότι ο δρόμο άνοιξε, πάει, το μέρο δεν είναι παρθένο πλέον, μπορεί να ανέβουν, να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο, ένα οτιδήποτε. Άρα η παρέμβαση του ανθρώπου, όπω τα παρθένα μέρη, λιγοστεύουν full. Και απαντήσανε σε όλα αυτά. Και γιατί θέλουμε Παρθένα Αμερική, γιατί θέλουμε το άλλο. Η εκπομπή ήταν φωτιά. Πραγματικά ήταν φωτιά η εκπομπή. Ε, και. Τι άλλο, έχετε να πείτε κάτι πάνω έχω, σε αυτό, έχω, Ωραία. Ναι, πω κάτι, ναι. έχω να πω για το πώ ε, λειτουργεί ε, αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι πάμε να κάνουμε μια, ε, μια πράσινη μετάβαση, λένε, σε καθαρή ενέργεια κτλ. Και με και με αναδιανημετική δικαιοσύνη... Ε, και με δικαιοσύνη αναγνώρισης. Ε, δηλαδή, στο, ε, εκεί που είσαι για παράδειγμα... Ε, εξαρτημένος από τη, από τη ΔΕΗ... και πληρώνει λογαριασμό κτλ. Εσύ που είσαι στο ΦΥΝΤΑΔΕ περιφέρεια... πάρε να φτιάξεις ε, με τον τρόπο που θέλεις... Να, θα πάρεις μια άδεια πάρε να φτιάξει ε, μια μονάδα παραγωγής ενέργειας ε, με ολικά, με ό,τι άλλο θέλεις. Ε, και σε αυτό έχουν επι, επιτρέψει να μπαίνουν μέσα στο διοικητικό συμβούλιο και άτομα ε, ως εκπρόσωποι εταιριών όχι μόνο ε, όχι με φυσικά πρόσωπα. Και τι είχαν κάνει, παιδιά, στο αγρίνιο και όχι μόνο, και σε άλλα μέρη στη, στην Ελλάδα. Είχαν πάει 7 επειδή έλεγε έξι άτομα πρέπει να έχει το Δουσού είχαν πάει 7 άτομα και είχαν μπει εκπροσωπώντας διαφορετικές εταιρείες μονοπρόσωπες, ο καθένας και είχαν, και είχαν σηκώσει εκεί πέρα ε, 14 ή 13 από τους 16 γεννήτριες που επιτρεπόταν στο, στη Δυτική Ελλάδα και όλες αυτές οι εταιρείες ανήκανε σε ένα κυπριακό κολοσσό 100% με λίγα λόγια ε, τα, το, να μην πω ότι το κάνανε φέρει <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, φέ. ναι, μέσα εκπομπή αυτή περιέχει άπειρες τις λεπτομέρειες και τρόπους που μπορούσαν και κάνανε για να υπερπηδήσουν τα νομικά γιατί ουσιαστικά ο κόσμος από τα χωριά και από τις συνελεύσει, πατάει πάνω σε, στα νομικά mm. δηλαδή οι κερδισμένοι αγώνες τους βγαίνουν να τα και γιατί δεν μπορούν να παρακάμψουν και όλα τα πράγματα αλλά από την άλλη υπάρχει και ο... ο δρόμος των υπολείπων και των πλουσίων και των δικηγόρων οι οποίοι και αυτοί βρίσκουν τρόπους να παρακάμψουν το δίκαιο ε, θα μπορούμε να μιλάμε για ώρες για την πράσινη ανάπτυξη Για τα πράσινα λόγα και αυτά Θα προχωρήσουμε Η εκπομπή ξαναλέω ήταν από τις πιο σημαντικές φετινές ε, χρονιάς Έχει να πει πάρα πολλά τον αγωνίσει για τη φύση, τη γη και την ελευθερία σου Έχει Δίνει... να πει πολλά για το βιωτικό επίπεδο και για το πώς είναι ένας άνθρωπος Έτσι και πώς, ε, ε, πώς θέλει να ζήσει Λοιπόν, Εγώ θα το πω λίγο, επειδή είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, όχι μόνο αυτό και άλλα, και να, άλλα από ναι. αυτέ τι εκπομπέ που έχει κάνει, έχουν ακουστεί γενικότερα σαν θεματολογία στα mass media. Σαν θεματολογία. Τίποτα. Εντάξει. Ε, Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό παρίασε ναι. ναι, εδώ. Ναι. Ναι. Ναι. Τα αεολικά νομίζω έχουν ακουστεί. Έχουμε φθηνότερο ρεύμα. Ναι. Δεν δε φύσισε, άρα ακρίβει το ρεύμα. Ακούμε κάτι τέτοια. Του πιέσει ή δεν του πιέσει. Λοιπόν, 408η μου την πέταξε το Mixcloud εκτός... γιατί εκτός ενός κομματιού που χρησιμοποίησα... είχα διαβάσει αποσπάσματα που είχα σημειώσει... από τον αρχικό των δύο κόσμων... σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση... δεν λέγεται έτσι στο βιβλίο τη Ούρσουλα Λεγκέν. Ε, πολύ ωραίο ηχητικό. Υπάρχει βέβαια αλλού έτσι τα ανεβάζω... γιατί ο παρέας ανεβαίνει και στο archive.org... αλλά και στο 1331 AM, που και ανεβαίνει στο αθηναϊκό Indymedia ε, πολύ ωραία αυτά που είχε γράψει η Ούρσουλα Λεγκέν. Ε, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει το βιβλίο, έχει πολλά να πει. Ο Γιου, δύο πλανήτε. Στον ένα διώξαν και πήγανε μόνο του εναρχικοί, ή φύγανε και στον άλλο μείνανε καπιταλιστέ. Πα περιπτώσει, ωραίο βιβλίο, τα αποσπάσματα ήταν μελετημένα. Με έκοψε το Mixcloud, Cloud, δεν υπάρχει. Πάμε 49. Σε έκοψε γιατί για πνευματικά δικαιώματα, παιδιά. Τη μουσική που είχα βάλει από πίσω. Background, right. το ambient. Σε πήρε χαμπάρι. <laughs> Λοιπόν, 49 Κατασταλικέ επιχειρήσει, αυτοργανωμένου κατηλημένου χώρου του που επιστροφή. Αυτή τη φορά με το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Πολυτεχνείου. Φωτιά και λαύρα εκπομπή. Ε, πραγματικά μύρισε βενζίνη. Ε, τα παιδιά από το στέκι είναι τα παιδιά που δεν γνώρισαν ποτέ στέκι. Ήταν τα παιδιά που τους γκρεμίσανε το χώρο που καναν τι ζυμώσει του. Και προφανώ έχουν βγει έξω στου δρόμου και συζητάνε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Το κράτος τα μπορεί να τα επιβλέπει όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, σόφρον είναι να μην ξέρει ότι ο αντίπαλο μαζεύεται εκεί και ο, αντίπαλ, ο αντίπαλος για το κράτος πάντα να μαζεύεται παντού. Ε, η εκπομπή ήταν αρχικά πολύ σημαντική και για να καταλάβουμε τι τρέχει στην Πολυτεχνίου Πολυζωγράφου. Και να δούμε πώ αυτά τα άτομα έχουν μπει 4 φορέ, τρει φορέ σπίτια του και έχουν συλλάβει άτομα επειδή μπορεί να συμμετείχαν σε διάφορα δρόμενα στην Πολυτεχνιούπολη. Στοχοποιημένα παιδιά 20 χρονών, έτσι. Ε, εντάξει, δεν, ούτε αυτά δεν έχουν παίξει στα mass media. Αυτά είπαμε. Έπαιξε το χαστούκι που στην τελική ανάλυση τελικά η τύπησα χαστούκησε τον άνθρωπο. Αλλά θα τα πούμε και αυτά πιο μετά. Τη 49 αυτή, επειδή είπαμε και πριν για την Πολυτεχνιούπολη, τα αφήσουμε. Πάμε πεντηκοστή για να φτάνουμε προς το τέλος ε, Εδώ εκπομπάρα μαζί με Φάνη και μαζί με Αυτή Μάνο Αυτή είναι που νηστεύεις και τον αέρα ναι. okay. Όχι, μπριδέρι αν μπορεί να είσαι, Εντάξει, ε, μπορεί να είσαι... Ε, Ήτανε... Ο, το περίμενες ώρα όμως να το πεις δεν είναι. Okay. <laughs> Λοιπόν, ε, ήτανε ο κόσμος στην εποχή Τραμπ ε, Και εδώ μιλήσαμε για τη μετάβαση που ζούμε Για το νεοφιλελευθερισμό ε, για το πώς ε, οι αγορές και ο καπιταλισμός κινείται στις υφέσεις τους και τι γίνεται μετά για τον ανταγωνισμό με την Κίνα για το τι έγινε ουσιαστικά μετά τα 90 s από την πτώση του, του υπαρκτού σοσιαλισμού και για ε, πες Φάνη τι... ήταν τώρα Εντάξει, μεγάλη εκπομπή ήταν και ο Μάνος εδώ το προσπαθήσαμε ε, ήταν αυτό που λέγαμε ένα από αυτά που είπαμε, ήταν πρώτον ότι έχει χάσει η Δύση, το ηθικό της πλεονέκτημα εξαιτίας αυτών που γίνονται στη... και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως στη Γάζα και πλέον σε όλη τη Μέση Ανατολή, σε αυτά που συμβαίνουν. Δεν νομίζω κάποιος με τη στάση της Δύσης απέναντι στο Ισραήλ σήμερα να έχει κάποια διαφορετική άποψη. Πρώτον αυτό και δεύτερον είχαμε πει ότι κλείνοντας ότι ή θα μεταρρυθμιστεί, θα αλλάξει τελώς πάντων αυτή η κατάσταση, θα προσπαθήσει να μεταρρυθμιστεί γιατί βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση ή θα αλλαξει τελο σε πόλεμο. Σε θα αλλάξει μια, μια... Ναι, θα, θα πάει σε ρήξη ας πούμε. Λοιπόν, θα έχουμε σειρά πολέμων ή ένα μεγάλο πόλεμο. Τέλο πάντων ότι ε, βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα κι αυτό, αλλά τέλος πάντων ναι. Αξίζει πολύ για όποιον θέλει να είναι κοντά ε, Γιατί είχε και ένα ιστορικό πλαίσιο Ο Μάνος έβαζε ένα ιστορικό πλαίσιο Για τον για το... νεοφιλελευθερισμό Για τον νεοφιλελευθερισμό full. Και πώς αυτό έχει ε, σύνδεση με το τώρα Εγώ θέλω να πω σαν να κροατήσω, Ότι μαζεύουμε υπογραφές για όποιον ενδιαφέρεται <laughs> Να κάνει άτακτα εκπομπή ο <laughs> Φάνης ε, Όχι μόνο καλεσμένο στον <laughs> Αυτό Έρχεται και αυτό κάτι έχω, κάτι έχω ακούσει στα... σε κλειστές πόρτες Από πίσω κάτι συζητιέται Αλλά θα το δούμε γι' αυτό ε, Λοιπόν, 51 η εκπομπή Ήταν εκπομπή με το 1431 ε. Στο στούντιό τους Για το ραδιόφωνο σήμερα Μέσα στο σπιτάκι τους Μέσα στο σπιτάκι τους Τους πήγαμε και τους παίξαμε μπάλα Ήμουνα εγώ ε, Άτομα το 1431 Και ο... τα λεωφορεία του κόσμου και ένας σύντροφος ο οποίο συμμετείχε σε πάρα πολλά εγχειρήματα παλιά και στις και στις ραδιοζώνες. Δηλαδή μιλήσαν δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και δύο νεαροί που συμμετέχουν στις 1939. Μιλήσαμε για το ραδιόφωνο στο σήμερα, το ραδιόφωνο στην εποχή του θεάματος και στην εποχή της εικόνας. Ε, για την ανάγκη δημιουργίας ε, και ενδυνάμωσης των μέσων των δικών μας μπορούμε εμεί να δίνουμε τα μηνύματά μας. Ε, πολύ ωραία εκπομπή, πολύ δυνατή Ήταν και κάπως συγκινητική στην αρχή Γιατί είχα να πάω σε αυτοργανωμένο στούντιο Σε τέτοιο τύπου βέβαια Και εδώ, και εδώ το στούντιο οκ, okay. Αλλά πάνω ένα στούντιο σε κατάληψη Σε πανεπιστήμιο θεωρείται πλέον ε, Προς εξαφάνιση ε, Λοιπόν αυτό, δυνατή εκπομπή και πάμε και στην τελευταία μέχρι τώρα που έχει ανέβει στο Cloud Θα πω και ποιες άλλες δύο έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν ανέβει. Η τελευταία που έχει ανέβει ήταν μαζί με τον Κώστα Θαλερό, την οποία ονομάσαμε η ελεύθερη έκφραση μέσα από τις σύγχρονες θεαματικές δομές. Ε, πολύ ωραία εκπομπή με τον Κώστα. Έχουμε ξανακάνει αρκετές φορές εκπομπή. Ε, έχει ένα λόγο συνεπή, θα έλεγα, και η ανάλυση του είναι πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα Ειδικά στην ελεύθερη έκφραση, στη δημιουργία και στη μουσική ε, Είπαμε πολύ ωραία πράγματα ε, Για το τι και πώς, για τις νέες πλατφόρμες, για τη μουσική Πώς είναι η δημιουργία, τι γίνεται, πώς ε, Πολύ δυνατή εκπομπή Και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Θα μπορούσαμε και εμεί τώρα να πούμε πολλά πράγματα. Κάθε ε... εκπομπή είναι τώρα... Είναι. είναι. Λοιπόν, πολλά. και δύο τελευταίες, θα τις πω τώρα που δεν έχουν ανέβει. Οι δύο τελευταίες εκπομπές, θα τις πω και αυτές για να πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε πάρει φωτιά εδώ τα αυτιά μας. Οι δύο τελευταίες, πάμε... Η πρώτη τελευταία πια ήταν. Α, η πρώτη λευταία ήταν μαζί με το Crach Radio, το κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων. Φώναξα εδώ τα παιδιά από το κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων και κάναμε εκπομπή, εκπομπάρα. Μου μίλησαν για το πώ ξεκίνησε το ραδιόφωνο στα Χανιά. Μου είπαν ε, πώ λειτουργεί τώρα γιατί λειτουργούν και εξ αποστάσεω. Ε, μου είπαν και πολλά πράγματα για τα Χανιά και για το ωραίο τουριστικοποιημένο μέρο εκεί πέρα, πώς πολλούνται όλα. Και πώ ε. είναι ανοιχτά για του businessmen. Ο μαγικό κόσμο mm. του τουρισμού. Ακριβώ. Είναι πολύ εξωτικό μέρο. Όταν κάποιο μέρο είναι τουριστικό, είναι πολύ εξωτικό. Φοβερά εξωτικό. Ε. Πα και βρίσκει τα ίδια παντού. Είτε πα στην Ινδονησία, είτε πα εδώ στα Χανιά, είτε πα στη... στην Γερλανδία, το ίδιο πράγμα. Εκεί τα ίδια θα ε, Αυτή ήταν η εκπομπή. Πολύ ωραία εκπομπή. Τα παιδιά από το Κράχ θα Ήταν. Πέρασαν πολύ ωραία και μάθαμε και πράγματα για αυτό το ραδιόφωνο. Και την τελευταία, την προηγούμενη Παρασκευή, έκανα εκπομπή με τον Σωτήρη Θεοχάρη, ιδρυτικό <laughs> μέλος στον αδιέξοδο, ε, και τώρα είναι στα ανώμαλα ρήματα, και μιλήσαμε για το πανκ κίνημα και την επίδρασή του στον κόσμο. Και ο, ο Σωτήρης, επειδή είναι και παλαιός, ή τουλάχιστον παλαιότερος από μένα, μίλησε για το πανκ όταν ακόμα δεν ήταν πανκ, πώς συνέχισε, για το πώ ήταν το punk στο Αμέρικα, πώ πήγε στην Βρετανία, ε, για το πότε πήραμε εμεί τα, τα χαμπάρια μας εδώ. Ε, πολύ ωραία εκπομπή. Ωραία. Γενικότερα, για αυτή, ακόμα μου στέλνουν μηνύματα ότι τι εκπομπάρα ήταν αυτή, οι μουσικέ. Ναι, κι αυτό ήταν punk τελικά. Γιατί ξέρει, το punk τώρα ακούμε punk και έχουμε εμεί κατσαπάνκο και να ακούμε τούπα τούπα τούπα και κραυγέ. Όχι, παιδιά, το punk, φορμάτ ε, και δεν ήταν ακριβώ αυτό. Που έπαιξε και όταν ήταν μπιτσυρικά στο EG Pope. και αυτοί, παίξαν κι άλλοι. Γενικότερα πολύ κουβέντα με τόσο τύριο Θεοχάρη, ο οποίο γούσταρε στούντιο και θα ξανάρθει να κάνει εκπομπή. Oh. Και φτάσαμε σπαιδιά στην 55η, η οποία είναι η σημερινή, την οποία ονομάσαμε Spider Punk. With great power, έλεγε ο Spider-Man στο πρόεδρο του Τεύχο κιόλα. With great power comes great responsibility. Κάπω έτσι το έλεγε. Όταν έχει πολύ δύναμη. Όταν έχει πολύ δύναμη έρχεται, ε, πρέπει ρε παιδί μου, μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη, ευθύνη. μεγάλη ευθύνη. Ήταν επειδή φύγανε δύο κλέφτες που δεν τους έπιασε γιατί είπε δεν και είπε να σκοτώσαν το θείο του. αλλά Λέω, όταν έχεις δύναμη πρέπει κάθε στιγμή να σαπίκο Εμείς στη σημερινή το ονομάσαμε «With great power comes no future». <laughs> όπου βλέπουμε συγκεντρωμένη πολύ δύναμη και ισχύ πάνω απ' ότι <laughs> το τρώμε πανηγυρικά. Ε, και πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ετοιμάσουμε, να πάρουμε τα χαρτιά μας εδώ το σενάριο... Θα πάμε σε λίγο σε ένα θεατρικό το οποίο το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καιρό. Να πούμε ότι έχει έρθει στιγμή. Μην πάνε χαμένε οι πρόοδε. Μην πάνε χαμένε, εντάξει. Έχουμε μπροστά μα μία ώρα, γιατί δέκα ώρα πρέπει να βγούμε. Γιατί θα μπει το Sci-Vibes να παίξει. Μπορούμε να βάλουμε τον Grog να μα βοηθήσει. <laughs> ε, το <laughs> AI, δεν ξέρω. Ο Mask τι κάνει εδώ τώρα. <laughs> Κάπω να βοηθήσει, δεν γίνεται. <laughs> Κοιτάξτε τι είχαμε ετοιμάσει. Είχα ετοιμάσει να παίξουμε ε, για να κάνουμε την αλλαγή. Είχαμε ετοιμάσει να παίξουμε από καταχνιάτο Το όνομά μου είναι άνθρωπο. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε τη θεματική μου, κόλλαγε πάρα πολύ, ε, γιατί είναι πολύ δυνατό κομμάτι γενικότερα για μένα. Ε, είναι πίεση πραγματικά σε ένα hardcore ε, crust punk. Και λέει: Γιατί το όνομά μου είναι άνθρωπο. Είμαι 10.000 χρονών κουλουπού. Δεν έχουμε όμω χρόνο. Θα σε απογοητεύσουμε. Και θα βάλουμε δύο για back to back. Α, όταν ακού καλοκαίρι, τι σου έρχεται. Θωμά σε σπίτι, όχι, είσαι κατά πρώτο ψάλλτη. Την πετά μου αυτή. Καφήμιζε δάνεια, ε. ε, ε. ε. <laughs> και τράπεζες. Ε, ναι, εντάξει, μη. Και βγαίνε και με τη, θυμάσαι, την πανδημία που έβγαινε με το φορτηγό. Τι έκανε, που λέει... Ε, το πιο ωραίο ενισταλέσο. έβγαινε με το φορτηγό. Μετά ξεχνάμε αυτά τα φοβερά, έτσι, το πιο... σοβαρή καλλιτεχνε Σοβαρή καλτέχνε, τριπλοθεσίτε και εντάξει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και... Σαν την Αννα Μαρία. Όχι, τώρα... όχι, όχι. Ας μην είσαι πρωτοψάλτη. Πρωτοψάλτη, θυμάσαι, Ακριβώς μου διθέσιο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι. γιατί έχουμε... <laughs> <laughs> έχουμε <laughs> Εμείς με πόσε σε κυκλοφορούμε εσύ, η Ναγιά <laughs> <laughs> ε, Και εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια για εμάς ποιο είναι το καλοκαίρι επειδή έχουμε φέρει και τα καλοκαιρινά αντιβουλευτικές συνικές αλλά ψιλοτρέπομαι να το παίξω πραγματικά θα... για μένα το καλοκαίρι είναι το επο... τα επόμενα δύο κομμάτια το ένα είναι το κομμάτι της εφηβείας μου του καλοκαιριού και το άλλο είναι το κομμάτι της προεφηβείας μου ας τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε σε λίγο Πειρατική. Και σαλεπάραμε για την Νότιο Αμερική, Βραζιλία, ελάς τα παιδιά μα και μα για να τρώνε τη φταίγια. Τη γιάνπη, Λα παδειάσαμε και βραχή. Πύρω τέχνημα σε μια πιέστα, Υπουμενική. Που στα νερά. Και από μέσα γυμνί δεν γουστάρω κοιλό τα ψολότα. Κούστανε ένα κόκκι. Και από μέσα γυμνί δεν γουστάρω κοιλό τα στα μάτια μου Ήσή κι ανατολή του ορίζοντα φτερά Καλοκαίρι ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαίρι να σ' αγαπώ στην αμουνδιά. Όλο τον νησί ένα φωτσάλο στα πόδια σου Ολοκληρή Έβουν πάνω στο σώμα σου Καλο καιρήνα, σαν στην αλουριά. Λοιπόν, ε, δεν θα ήθελα να κάνουμε την εισαγωγή αλλά τη ζητήσανε Είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα την παράστασή μας Τα λόγια διαβάσουμε το θεατρικό που έχει γράψει ο Μάτζιν που ήδησε εδώ και ένα χρόνο Και το μοιράζει με χέρι και χέρι Λοιπόν, ξεπερνάμε τη μουσική και ξεκινάμε σιγά σιγά Λοιπόν, εντάξει, μπήκε ο Ιούνης τα πράγματα αλλάζουν Μπαίνουμε σε mood διακοπών Και γενικότερα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν γράφουνε στη χιλιαδού ε, Ξέρετε τι γίνεται Γράφουνε παντού, το πρόστιμο είναι μεγάλο Πλέον τα τροχόσπιτα τρώνε και αυτά φέση Και στο σκηνιά από τροχόσπιτα ήταν τελικά θα κάνουνε μικρές οικοβιλίτσες Έτσι... Κόβεται και αυτό το... το παρθένο μέρος Από το σχοινιά Το και... σχοινιά είναι τα τουρνουά που κερδίζει τέννη, Ο Τσετσίπας πλέον Μόνο τέτοια τουρνουά κερδίζει στο τένις. <laughs> τα άλλα λίγο <laughs> ε, δε... Είναι καλός Είναι καλός Ο, Απλά ο, ο Στέφανος mm. είναι καλός Είναι παιδί τη εργατικής τάξης ναι. Είναι αθλητής με αλφα κεφαλαίο Και φαίνεται η καταπίεση του πατέρα του έτσι σε αυτόν, γι' αυτό μιλάει και άσχημα στη μητέρα του πολλέ φορέ στο ναι. γήπεδο. Ε, είχε πει έτσι κι αλλιώ σε μια πολύ σοβαρή του συνέντευξη ότι αυτό που μου λείπει στην Αθήνα είναι να ανοίξει ένα πολυκατάστημα σαν αυτό του Λονδίνου, που έχει μέσα Rolex μόνο και τέτοια. Γιατί αυτό ο κόσμο μα ενδιαφέρει. Όχι οι πλεμπαίοι που πίνουν μπύρε στα κατουρημένα στενά τώρα, εξαρτήτων. Θε να κάνει τώρα κάμπιγκ στο σκηνιά, δεν κατάλαβα. Όχι κάμπιγκ. Καταρχά πήγαινε να διαβάσει κανένα βιβλίο, ήρθαν διακοπέ. Τα και πριν. Έχει βγάλει ένα Έτσι. μαντάγ, ένα καινούριο. Ωραία. Έχει... Και χρυσήδα Χρυσίδα, φουλ δημουλίδου. Έχουμε και πάντα έχουμε. Αυτόν και τον και καιρό. Εκεί. Έχει. Έχει. <laughs> Έχει. <laughs> Έχει. Όλες αυτές <laughs> αγαπάω. Ναι, και γράφουν τρομερά πράγματα. Με ταξιδεύουν. Ναι. Σε καλοκαιρινά ραντεβού. <laughs> τα καλοκαιρινά ραντεβού τη καρδιά <laughs> μας, λοιπόν. Γιατί κακά τα ψέματα... Ε, τα ένστικτά μας, το να τον Το να ζήσεις ρε παιδί μου Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα Εμείς προσανατολιζόμαστε Να βρίσκουμε καμιά ψαγμένη παραλία Καμιά παραλία που δεν πάνε πολύ Έτσι να είμαστε μόνοι μας Το Και... τελευταίο Συγγνώμη που διακόπτω Το τελευταίο τρέντ σε νησίτ που είναι Γιατί νομίζω Τα κλασικά φύγανε Εγώ έχω μάθει βέβαια για ένα συγκεκριμένο <laughs> Αλλά Ποιο είναι Θέλω να δω αν υπάρχει κάτι άλλο από αυτό που ξέρω. Λοιπόν, ναι. η πληρότητα π.χ. τα τελευταία χρόνια στην Τίνο εκτοξεύθηκε. Ναι. Χωρί... Το... Πρόσεξε, χωρί να είναι θρησκευτικοί... θρησκευτικό ναι. προορισμό. Α, Εγώ έλεγα το άλλο, το εναλλακτικό, το ψαχμενουάρε, παιδί μου. Το δεν είναι το ίδιο με του άλλου. Είμαστε άλλο. Ναι. Εγώ έχω μάθει ότι έχει χαλάσει, λέει ανάφη. Ναι, πάει η ανάφη. Καταρχά, εφόσον τελείω, τελειώνει το κάμπινγκ. Το ελεύθερο κάμπινγκ ε, σχεδόν τα περισσότερα από αυτά τα μέρη τελειώνουν. Αλλά πέρα από αυτό, σαν ησία με παίζει κάτι άλλο. Εγώ έχω μάθει ένα, θα σε το πω. Ένα. Μετά, αλλά, okay. ναι. Εγώ έχουμε, έχουμε πάει στη Τζιά. Να το πούμε. Ναι. Είναι και κοντά και βολεύει. Ε, έχουμε πάει στο. Που αλλού κάτσε κοντά. Ε, Αγγίστρι. Εντάξει, στο ήταν ή μην, μην κάνει την αρχαία κουφοντίνα εκεί με τη σπηλίτσα στη χαλκιάδα να πούμε. Ναι, ναι. ε, Πού αλλού ρε γάμο το. Οι καρίε, ανάφε, γάμο. Η καρία κα, ναι. κάνει κύκλου. Η καρία πάντα είναι. Ναι. Και όποιος δεν έχει πάει, αν δεν πάει εκεί να γίνει ηλιάρδα να χορέψει μαζί σου σε όλου ένα παλαιγύρι να τραβήξει βίντεο, δεν έχει ζήσει Greek summer. Ναι. Because Greek summer is a state of mind. Οκ. Okay. Βέβαια, εμεί, we can't afford to go to a trip to Greece. Δεν είναι, δεν είναι για εμά το ταξίδι, δεν απευθύνεται σε εμά. Δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε διακοπέ. Να το πούμε, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει. Για ένα τριημεράκι και πολλοί μα είναι, έτσι δεν μπορούμε εμεί. Τρει μέρε έρχονται και πελούσιοι. Εμεί θα κάνουμε παραπάνω μέ διακοπέ. Εντάξει, εμεί έχει κοντά εδώ. Μπορούμε να πάμε στο λουτράκι. Δεν είναι ωραία στο λουτράκι. πάμε, πάμε στη νέα μάκρη. Μπορούμε να πάμε, πως έλεγε και ο Παρατρούστο, για σκατάκι μπίτς, για μπανάκι και σε όλα αυτά τα ωραία μετά τα λιμανάκια. Ε, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ε, αλλά για πες, δεν νησί, το, είναι... α, δώσε μου μια κατεύθυνση τουλάχιστον... Είναι προς Βόρειο Αιγαίο. Βόρειο Αιγαίο? Ναι. Δεν, ο, δεν είναι Θάσο κατακλείστα από... Όχι, όχι, όχι, τόσο, ψηλά. Όχι, τόσο ψηλά. Λίγο, ψηλά, λίγο πιο χαμηλά. Λίγο πιο χαμηλά, ναι. σκιάθος. Πιο πάνω από τη Σκιάθο mm. Πιο πάνω από τη Σκιάθο πιο, πιο πάνω και ανατολικά Α, ah, οκ okay. Ε, τώρα πιο πάνω Δηλαδή, ένα νησάκι στη μέση του Αιγαίου Στο βόρειο Αιγαίο όμω. Ah, ο Άγιος ε... Μπράβο, ο Άγιος Ευστράτιος Ο Άγιος Ευστράτιος, μπράβο ε, ναι, Άντε, Να πούμε το νέο τρέτ, παιδιά Εκεί είμαστε έχω τώρα πάει, Έχω πάει έντο μεταξύ και έτσι <laughs> ναι. Τα πολλώνια κορνιά περιμένουν εκεί πέρα τώρα Εκεί είμαστε Εντάξει, Οι ξεπάπαροι yeah. ρακετοφόροι νομίζω ότι μπορούν να ξεχυθούν σαν εμετός και σε αυτές τις παραλίες Τις τρεις παραλίες που έχει τον νησί Και τα τέσσερα δωμάτια Άρα όποιο πηγαίνει εκεί πηγαίνει με σκηνή Έτσι δεν είναι Εντάξει είναι Σου λέω τώρα και απομακρυσμένο και δεν έχει και υποδομή τρελή Και είναι και το δρομολόγιο επίσης αντίστοιχο Δρομολόγιο... Ε, από λίμνο και τα λοιπά. Έτσι απολύμνω. Εκτός αν πάρεις πλοίο που το έχει στάσει Φεύγει κανένα πολλά αύριο Ξέρεις κανένα επιδοτούμενο Από αυτό που πάνε 48 ώρες ταξίδι Στην Ιταλία φτάνε πιο γρήγορα Και πάσα σας πως ήταν το Σάος Που πήγαινε σε Σαμοδράκη Έτσι αυτό το Το φοβέρο και τρομερό Δρομολόγιο <laughs> <laughs> Που πήγαινε ένα πάρτι Ολόκληρο πάνω <laughs> στην Βορεια Ελλάδα όπω θυμόμαστε Λοιπόν και Άμα πάρει ένα τέτοιο πλοίο και φτάνει η Θεσσαλονίκη, το δρομολόγιο από το Λάβριο, μπορεί πούμε, να περάσει και από άγγευστο στρατιώ. τέτοια δρομολόγια. Και να βουτύξει κιόλα για να σταματήσουν. Ναι, εντάξει. Βουτά εντάξει. παίζει αυτό τώρα. Εντάξει, γιατί δεν ταξίζει ο κόσμο να πα αρέσει και να είναι και πιο εναλλακτικό. Κάπου δεν μπορεί να πάει σε. Πάντα γά... ναι, ναι, ναι. Αρχίζει τώρα και ζορίζει το πράγμα στην Γάβδο. Του κόβουν και το νερό στην παραλία. Αρχίζει και ζορίζει τώρα. Τα πράγματα αρχίζει και ζορίζουνε ναι. στην Γάβδο. Γενικότερα ζορίζουνε, οπότε τα επόμενα χρόνια θα παίξει λίγο ο Άγιος. Θα παίξει ο, ο Αιστράτης. Έχει και το background το, ο, της εξορίας, Έχει, είναι καλό, είναι δυνατό. Έχει και αρκετέ παραλίες όποιος θέλει, είναι, ε, είναι ok. Εντάξει. Δηλαδή μπορεί, άμα μαζευτεί πολύ κόσμος εκεί με τις σκηνέ, να κάνει το δικό του σκηνικό. Δημιουργεί η κατάσταση, δεν επεξεγέλασε. Είναι δυνατό. Οπότε θα παίξει αρκετά. Εσύ Να πάω ένα χρόνια Πού Σε το ναι. ναι. Όχι εγώ θέλω να πάω Φέτος λέω να πάω Σαντορίνη <laughs> Να πάω εκεί στο πως το λένε που είναι το Ιφέστιο, <laughs> Το υπόθαλασιο Που λένε ότι θα εκραγεί Εγώ εκεί θέλω να πάω Καταρχάς πότε είναι η καλύτερη ευκαιρία σου να επισκεφτείς Σαντορίνη από τώρα Εξαιρετικέ έτσι Δεν θα είναι ο ένας πάνω στον άλλο Λογικό είναι Οπότε γιατί να μην πας, δεν κατά τώρα που θα ανατυναχτεί το εφαίστειο ή θα σου κάνει ένα σύμφω 5-6 και θα σου πέσει τη μισή πλαγιά πάνω, εντάξει, και τι έγινε. Πολύ, μπορεί να σου πες κανένα πιθάρι από τα ηνοποιία που έχει πάνω κανένα, να <laughs> σου πέσει στο κεφάλι, ας πούμε, <laughs> Και σκέψου, <laughs> για να το κάνω και black mirror, ότι ναι. μπορεί να γίνεις απολυθωμένος άνθρωπος, όπως την πομπία ναι. που τους βρίσκουν ακόμα, Λέσαι. και στο μέλλον να σε βρούν από τον DNA και να σε να ζωντανέψεις ξαφνικά και Έτσι. να πεις είμαι στο 3500 και εντάξει, το καλύτερο που θα δεις θα είσαι, θα είσαι παράδειγμα προς μίμηση γιατί η ηλθιοκρατία δεν ξέρω αν την έχετε δει ταινία το ιδιόκραση που γενικότερα αναπαράγονται οι χαζοί με τους χαζούς και φτάνει ένας τύπος και καλά στο μέλλον και είναι όλοι <laughs> κατάλαβες, ε, ε, δαρβηνικά μιλάμε ότι έχουν περισσότερε πιθανότητε να αναπαραχθούν αυτοί άρα αυτοί θα εξελιξουν τη φάση και έχουμε το ιδιόκραση μετά. Είναι Μάλιστα. όλοι χαζοί και δεν, θε... δεν έχει σχέση με το IQ και οτιδήποτε το να είσαι ε, χαζός, δηλαδή ε, πώς το λένε, μονοδιάστατος άνθρωπος, ε, χωρίς ενδιαφέροντα, χωρίς να ξέρεις τι να κάνει σε κάποια πράγματα, να αφήνει να σε ελέγχουν άνθρωποι οι οποίοι μπροστά στα μάτια σου σε, σε έχουν σαν... Ε, αναλώσιμο, έτσι τους ενδιαφέρει η ζωή σου καθόλου ε, και εσύ να συνεχίζεις να τους ε, στηρίζεις να τους ψηφίζεις να τους πιστεύεις, γιατί, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλο καλύτερος εντάξει, τι θέλεις τώρα και δεν είναι ιδιόκραση αυτό θα ξανάρθει ο Τσίπρας, ναι ή όχι εγώ έχω μιλήσει Έρχεται, Τον έχω, δει εγώ έχω τώρα. μιλήσει μαζί του ναι. Και μου έχει πει ότι λείπει ακόμα, θέλει να κάνει μια παρέμβαση αισθητικού τύπου στο πρόσωπο δηλαδή, Θέλει να αλλάξει κάτι, να αφήσει ένα μουσάκι, θέλει να κάνει κάτι, να παίξει ένα καινουριο μάρκ Γιατί του λένε η βοηθοί του δίπλα ότι δεν γίνεται να μας με τα ίδια μούτρα Συγγνώμη, το σπυρί από τη διαπραγμάτευση υπάρχει ακόμα Γιατί θέλει να ξέρω ας πούμε Λένε έβγαλε σπυρί. Έτσι δεν είπε. Έρπι ναι. τι έβγαλε. έβγαλε τότε από τη διαπραγμάτευση. Ναι, ναι. Υπάρχει ακόμα Έρπη αυτό θα θα Ναι Ερπιζωστήρα, ζωστήρα σα αφήνει ναι. σημάδι. Ναι, είδε. Αυτά είναι. Δεν ξέρω. Ένα επαφέ τρίτου τύπου μετέφραση. Και έχει ακουστεί ότι θα πάει και αυτό από αίστρα. Αλήθεια. Α, <laughs> τα, τα βλέπετε. <laughs> τα βλέπετε. Γιατί είναι με το ρεύμα, είναι με το. Ναι, ναι, έτσι πράγμα. flow. Έτσι, μπράβο, ναι. Εγώ είδα πρόσφατα τον ε, Βαρουφάκερο, ο οποίο ε, βάλθηκε να ξεφτυλίσει μια πανελίστρια που τον φώναξε σε ένα τέτοιο. <laughs> αχώνευτος αστός Αχώνευτος ε, το ότι η, η πανελίστρια ήταν ε, κομπιουτεράκι της ομάδας αλήθειας ή κάτι τέτοιο. Οκ, okay, εντάξει. Έχετε να πείτε κάτι για αυτό που ακούσαμε Για τις επιδοτήσεις με τους αγρότες και αυτά Μάθατε τίποτα ή πετάχτηκε έτσι το πουθενά Τι έγινε ρε παιδιά με αυτά τα έσπα Τι ακόμα θα μάθουμε Τι έχει γίνει Πού πάντα λεφτά του κοσμάκι Θα μείνουμε στο ε, Όλα είναι δρόμος Ηλία ρίχτο Και θα γελάμε Μέχρι εκεί είμαστε, Όλα στο θέαμα και στις ταινίε. Τρομερά πράγματα συν... ε, συνέβησαν Πέσαμε από τα σύνοφα γιατί εσένα, δηλαδή, τι, τι, τι νόμιζε, ότι υπήρχε περίπτωση ας πούμε, να, να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Ε, άλλες φορές, λέει δηλαδή, δεν έχει φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Mm. Πε μου. Εγώ ναι. στο τέλο έχουμε κι εμεί χασάπιδε εδώ πέρα. Έχει φτάσει τόσε φορέ το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο που θα φτιάξουμε σχολή να πούμε. Πώ του λένε αυτού που υπάρχουν ειδικέ σχολέ. Πώ του λένε. Εκδοροσφαγέων. Εκδοροσφαγέων. Okay, Βεβαίω. Η, η σχολή τόσο, τόσο πολύ φτάνει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο Συνέχεια Συνέχεια είναι Εγωνομή Βάγα έτσι. λεφτά τώρα εντάξει Σιγά. Και τι έγινε Βάγα λεφτά έφαγε 26 λεφτά Και εσένα δεν σε πειράζει Να είχε και εσύ ένα βοσκοτόπι Κάπου να πήγαινες να τα πάρεις Μα το πρόβλημα είναι ότι να. δεν φάγαμε κι εμείς Κακός, είχε, κράταγες ομπρέλα Να την κλείσει την ομπρέλα κύριε δεν το περίμενα πάντως αυτό. Το κράτος μας τα τελευταία χρόνια πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ανεβαίνουμε συνεχώς σε, σε όλους τους δείκτες. Ναι, αυτούς που ποιους. θέλουμε να σας δείξουμε. Mm. τους δείκτες γενικά. Ναι. Με δείκτες. Ή έχουμε ξαναπεί για τη στατιστική. Άμα σας βγάλω εδώ τέσσερις στατιστικές μπορεί σε όλες Ορίστε. να είμαστε πάνω από, το, από οποιοδήποτε άλλο μεσόρο στον πλανήτη. Βέβαια βγαίνει και ένας σταρλατάνος. Ο οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι σε πανεπιστήμιο τη Ελλάδα. Βγαίνει ένας τραλατάνος ο Μαρινάκης, δεν ξέρω αν τον έχετε κοζάρι, αυτό ναι. που τον απειλούσατε ε, με. Δεν ξέρω γιατί, εγώ μία. ξέρω έναν άλλο ο Μαρινάκη. Όχι, και όχι, όχι. Τον Greek ναι. Economics λέω. Α, αυτόν που είναι ναι, στη ναι, ναι, ναι. που μα ναι. κουνάει το δάχτυλο από τη ναι. Έτσι. Mm. Και βγήκε και αυτό και λέει, παιδιά, εγώ θα σα παραθέσω αναλυτικά τι γίνεται με του δείκτε και ναι. πόσο φτωχότεροι θα είστε χρόνο με το χρόνο και όλα αυτά. Mm. Και έχει βγάλει κάποιε εκπομπέ, πήγε στον άλλον τον. Γελίο εκεί των πώς τον λένε και κάνανε εκπομπή. Ε, μας κουνάνε τώρα οι τύποι από τη Σιγκαπούρη που έχουν κανάλια στο YouTube και βγάζουν λεφτά από διάφορες πλατφόρμες ε, τέτοιο και μας θέλει να βαλθεί να μας πείσει ότι η πολιτική μαζί με τις τράπεζες και τα ΜΜΕ είναι τρίγωνο διαπλοκής, ότι μας κοροϊδεύουν, ότι μας τρώνε τα λεφτά νύχτα, ότι έτσι δρά μόνο η μαφία και μόνο τα καρτέλ των μονοπωλίων, μόνο που πουθενά άλλο στον πλανήτη σε όλες οι χώρες υπάρχουν νομοθεσίες για να μην γίνονται αυτά στην Ελλάδα, καταπατούνται όλα Και κύριο τύπος τώρα να μας πει όλα αυτά, ενώ δεν βλέπω ότι εμείς έχουμε λεφτά, είναι 13 του μήνα και έξω τα μαγαζιά θα είναι γεμάτα σε λίγο έτσι δεν είναι βέβαια ο Αγίος θα γεμίσει Άγιος Φέδος θα γεμίσει, Έτσι. η ψαθούρα σε λίγο θα γεμίσει, Έτσι. η γιούρα είπε, Όλα όλα, πιπέρι, είναι τα επόμενα Είναι τα επόμενα τρέντες ναι, ναι. Πάω σχοράδες έ... αλλά δεν πάω στα γνωστά Πάω όχι, στο όχι. Η... Εγώ θέλω... σκάντζουρα και τα Εγώ και... θέλω τους οθονούς Οθονή φίλε έχει ο Ανιέλη σπίτι Οπα, οπα κάτσε Ανιέλη Ναι ο Ανιέλη, ο Ανιέλη. Θέλω την Ερικούσα Έτσι. Θέλω το μαθράκι Μπράβο. Θέλω εκεί πάνω από την Κέρκυρα Έτσι ε, γιατί βλέπω ότι αναπτύσσεται πάρα πολύ η Αλβανία τα τελευταία χρόνια και, και, μπορεί να, ναι, και μπορεί να βγάλει αυθιμερών ταξιδάκια με πλοία από τα λιμάνια της. Ποια είναι τα λιμάνια της Αλβανίας. Εκεί απέναντι, Άγι 40. Απέναντι. Είναι Άγι 40, ναι. Mm. Ε, θα μπορούσαν, αλλά δεν ξέρω. Τώρα το Ιόνιο είναι και άλλη σε κλίμακα, είναι πιο κοντά στην Ιταλία, είναι πιο κάτσο, ναι. Δεν ξέρω ε, δεν, Πάντως δεν έχουν Το μόνο τρέντι είχε γίνει για, κάποιο, για λίγο καιρό Ο Κάλαμος Έτσι Είχε γίνει τρέντο Κάλαμος ναι. Έλα ρε Που ναι, χο, χορεύουν οι συρτάκοι τα ρούρια σε όλες τις παραλίες Με το που σκάιπ <laughs> λίγο Βγαίνουν και σε χαιρετάνε ε, το τώρα όλα αυτά εντάξει δεν Τέτοιο Αυτά είναι χαζομάρες Η Θάκη για τέτοια τι λέει Η Θάκη η Θάκη είναι πολύ περίεργο νησί και ξέρετε γιατί. Για γιατί πες. είναι εντελώ αντιτουριστικό. Δηλαδή. Δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Τι εννοεί τίποτα. Όταν λες δεν έχει τίποτα, τι εννοεί. Δηλαδή δεν έχει ρε παιδί μου. Να πάω να φτιάξω νύχη ή super duper, ξέρω εγώ με το σχηματιστάκι πάνω. δεν έχει ταβέρνε. Πώ δεν έχει ταβέρνε, δεν έχει. Στην Ιθάκη ναι. έχει, πάνω στο Σταυρό, ναι. έχει ένα πολύ ωραίο μνημείο που δείχνουν ότι εδώ ο Δησέα κουλουπού. Α. Και άμα ρωτήσει του ντόπιου, λένε ο Δησέα, ο Δησέα δεν υπήρχε. Ήταν ένα πειρατή ουσιαστικά, ναι. ξεκολάτε. Το μόνο που υπήρχε πάνω στην εξωγή. Έχουν ένα. Κάτι, είναι πυράμι, Είναι ένα μέρος το οποίο λέει ότι εδώ ήταν η σχολή του Ομήρου. Ναι. Και εδώ ήταν ο Όμηρο, αδέρφο. Πριν από κάποια χιλιάδε χρόνια. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα η θακη εκτος εκτό από δύο-τρει ταβέρνε στα βόρεια του νησιού, και αυτά. Το, το κεντρικό το... κομμάτι του που είναι το βαθύ είναι. Ε, το αγγίζει μπροστά του είναι ο παράδεισος Τόσο πολύ. Ναι, Έλα, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Έχει μια περατζάδα δύο στενά μέσα ναι. Και μη φαντάζεσαι κάτι Δηλαδή τώρα τι να σου πω η, η αντίπαρο Μπροστά ναι. του είναι ε, Καλά αντίπαρο είναι και κυκλάδες Ρε φίλε τι θέλεις τώρα, Εντάξει, και και... Πάει και ο Τομ χάγξε και κάτσε Σε παρακαλώ Όχι, τώρα Δεν ναι. ναι. πάει το ανήκει νησί Το ανήκει απέναντι Τέλος πάντων Εντάξει το ανήκει νησί δεν ναι, το, το λες, ε... Ωραία, δεν μου λες το περίφημο Κινόβιο που είχε εκεί πέρα Στην στη Ισάκη τι... Που είχαν ανοίξει το Κινόβιο Οπότε πάμε γιατί θα είναι χαηλίκοι θα είναι έτσι Θα είναι και τα λοιπά Τιποτά, λίγο δεν, ναι. Ναι. Εγώ που πήγα για δουλειά εκεί, δεν ναι. βρήκα τίποτα. Μάλιστα. εντάξει, δεν Κατάλαβα. κατάλαβα. Εντάξει. Στην κεφαλαιονιά, μία που ακούμπησα, μία που με τρελάνανε και Γιατί? μία που έφυγα. Είναι τρελή η κεφαλαιονιτέ, ρε φίλε. Τι θέσα σου κάνε, Δηλαδή γι' αυτό φημίζονται. Δεν, είχαμε, μπλέχτηκα σε τσακωμό μεταξύ Α, καλά, των ανθρώπων από το Αργόστόλ και από το Λεξούρι δεν, και μου λέγαν ότι εμεί αυτού και εγώ, εμεί αυτού. Και λέω, μην ναι, ναι. τσακώνεστε, είστε εδώ δίπλα, με ναι. Εμεί δεν έχουμε σχέση, εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Μου λέγανε αν έχω πάει ποτέ σου απέναντι. Τι λέγανε, οκ, άλλο. Πρέπει να φύγω, μάλλον. Και έφυγα. Αυτό το καιρό, τώρα που αρχίζει και θάβεται και θα εξαφανιστεί και το ναυάγιο, να δούμε τι θα κάνουμε. Είμαστε γνωστοί για το ναυάγιο Σιζάκι. Γιατί θα εξαφανιστεί, Μεσόλεπτο, γιατί τι έγινε. Ε, Βρέθηκε ασφαλιστική για το, για το πλοίο που είχε αράξει. Πάει το, το πάρει για παλιότερα. Θα φύξει η θάλασσα σιγά σιγά. Γιατί? Θα, Τι αλλάξει, γίνεται? θα αλλάξει παραλία, θα πέσει ο γκρεμό, θα διαλυθεί. σιγά έλαρε. Ε, θα πέσει λίγο. Θα πέ... Το τρέντι ήταν ε, τα κύφυρα για αρκετά χρόνια. Ήταν λίγο σύρριζο τουρισμό μια εποχή. Έτσι, λίγο κυριλέ, λίγο κουλτουρέ, λίγο κάπω, λίγο αλλιώ. Έχει και ένα καλό κάπι κάτω στο καψάλι. Εντάξει. Πάνω η χώρα είναι ωραία, mm. πολύ καλή, ωραίο mm. φαγητό, mm. πολύ καλό, γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από Πελοπόννησο. <laughs> Άμα okay. είναι φτάσεις μέχρι και κάτω... Ε, ναι, εντάξει, τι θέλει τώρα πας φτάνεις που, να πα. Φτάνει. Πού, να πα ελαφώνισε στην Ελλάδα. Αν αφήσει ή ξέρει τι σου έρχεται. Βλέπει τι γίνεται. Άστο καλύτερα. Ελαφώνησο, λοιπόν, ελαφώνησο. Ελαφώνησο. τώρα έχουν, έχει γεμίσει φέτο το trend. Μάλλον τα τελευταία χρόνια είναι να φτιάχνονται όλα τα χωράφια ότι υπάρχει εκεί πέρα. Ελιέ, Όχι μόνο εδώ και στη Λευκάδα και αλλού. Λοιπόν, και, στα, και στην Ελαφώνισε πάρκινγκ, πάρκινγκ. Το οποίο το είδα και στην Αλβανία. Δηλαδή, οπα, φίλε που πα, εδώ πάρκινγκ, πληρώνε. Εμά τώρα κάτσε. Έχω τρία χιλιόμετρα ακόμα. Όχι από εδώ. Εδώ θα παρκάρει. Κάτω γίνεται κολάση Άμα πα τώρα. Κα... Λοιπόν, και έχει χύτη τη κακομήρα σε διάφορα μέρη με το πάκινγκ. Δεν έχουν βρει τώρα και διάφοροι. Και σου λέει εδώ θα τα σκάσει και τελείωσε. Ζητάει ένα και σου λέει τέρμα. Δεν έχει. Ε, μικροί επιχειρηματίε. Η επιχειρηματικότητα του Έλληνα ναι, είναι ναι, ναι, πάντα. Τζίμερο. Ναι, ναι, ναι. Τζίμερο, <laughs> παιδί μου. <Τζίμερος. laughs> Αυτές Αυτέ είναι οι προτάσει του Τζίμερου. Ε, εδώ. Κοίτα, για να μπει σε καράβι από τη Νεάπολη Η, Νε... Η Νεάπολη ναι. νομίζω είναι από τα πιο ωραία μέρη που μπορείς να... να περάσεις μια βόλτα Να το πούμε αυτό Εγώ τη λατρεύω τη Νεάπολη ναι. ε, Παίρνει το κλιαράκι Καλαπούντα είναι μόνο για λαφώνησους Εγώ την λαφώνησο ναι. εκτός από την απίστευτη ομορφιά του νησιού Σκέτο βλέπεις ναι. ένα νησί χωρίς ανθρώπους, χωρίς μαγαζιά Εάν το δει με ανθρώπου και μαγαζιά, είναι λε και είναι μια προέκταση του Πυρεά. Λε και είσαι στο Αγγίστρι και στην Έγινα, το ίδιο attitude είναι και εκεί. Ναι, ναι. Ε, Ότι κάνει τουρισμός, κλασικά. Κακοί ε. επιχειρηματίε, κακός κόσμος... Ε, αλλά και ποιοι είναι κα, καλοί άλλωστε, δεν πειράζει. Α τα τρώνε από τους τουρίστες ε. Εδώ ξέρεις ότι έχουν βγάλει το δεύτερο μενού με τον Μπίκεο Ιούνιο. Αλλάξαν οι τιμέ. Στο όλο το κέντρο Αλήθεια. Ναι, τα μενού Λέλα, που ρε. κάνανε 7 ευρώ και στα ενδικά. Τώρα είναι 10. Σοβαρά. Άλλαξε το μενού. Και θα ξανααλάξουν τον Οκτώβριο, πάλι θα επιστρέψει. Δεν μου λε, μπορεί να πει ότι έχει κοινωνικό μενού. Μενού. όταν, όταν μενού άμα, άμα έχω, έχω κερδίσει ας πούμε, ή έχω κληρωθεί στο κοινωνικό τουρισμό μπορώ να έχω το χειμερινό μενού Έτσι, και, να, και να ξέρω δηλαδή αμέ, να πάρω το, το χειμερινό ρε φίλε δεν έχω λεφτά είμαι, είμαι τέτοιο πώς το λένε, σε ευάλωτη ομάδα ε, δεν μπορώ να έχω τώρα. όχι, δεν άμα ναι. πάω μήλο τι Μ... μενού έχει εκεί μήλο έχει σαλάτα μίλο, θα Είχα, πας να, να φανταστώ λίστα. για πώς να δουλέψει. Εγώ είδα πρόσφατα μία σαλάτα σε ένα ψαράδικο στο κολωνάκι Εντάξει, τι θέλεις τώρα ρε φίλε <laughs> Και ρε φίλε. ακούστε λίγο ναι. Η σαλάτα που είχαν Ήταν μία ήτανε... ναι. ντομάτα Όχι το... ολόκληρη ναι. ντομάτα Τέσσερις ναι. φλίδες από ντομάτα λεπτοκομμένες Μ. Με δύο ελιές που σχηματίζανε μη μποτωρατή Με λίγο λαδάκι, ένα πιτσίλισμα, χύσιματάκι τύχης ναι. Και αυτό ήταν με, με μια κουταλιά μου φέτα. Δεν θέλετε να ξέρετε την τιμή. Δηλαδή, ανταλλάσσω, ήταν τόσο ωραίο όμω οπτικά, που εγώ ναι. ρε φίλε, για να έτρωγα κάθε μέρα αυτό το γεύμα, έδινα ένα νεφρό. Ναι. Γιατί αξίζει σε ένα βρωμόδρομο στο κολονάκι ναι. να φάω κάτι που δεν το έχω ξαναφάει. Ορίστε. Τι θέλει, ρε φίλε. Απορώ, δηλαδή τη δημιουργία του Αλνιού δεν την εκτιμά. Τη δεν χαλάσαν... τρως εκεί. Μου... μου τη χαλάσανε στην ΙΟ. Τον χαλά στο νησί. Τον χαλά είναι Τι έγινε στην Ιω. Στην Ήο γνώρισα στην, εκεί που δουλεύω μία κυρία mm -hmm. που μου είπε: Εσάς θέλουμε, δεν θέλουμε άλλου Βρετανού. Αντελάτε να ναι. σας κάνουμε εκπτώσεις Ναι, μάλιστα. Εκεί και οι Ιταλοί πήγαιναν πολύ και θυμάμαι. Ήταν λίγο mm. το Κρεπαλιστάν, θυμάμαι και απέναντι στη Σίκηνο που δεν είχε τίποτα ήταν και αυτό είχε γίνει λίγο κατάσταση και αυτό, δηλαδή κάτι σαν τακύθυρα, αλλά έχει ένα μειονέκτημα, δεν έχει πολλές παραλίες, είναι δύσκολες στην πρόσβαση και η χώρα είναι στη μέση το λέω γιατί κάποτε είχαμε πάει είχαμε φύγει από Κρεπαλιστάν στην Νίο και είχα περάσει απέναντι και ήταν το ακριβώ ανάποδο κυριολεκτικά είχε μια προβλήτητα τίποτα ένα τετράγωνο μπετό ρεγμένο στη θάλασσα, εκεί σταμάταγε το πλοίο, σαμόλαγε και άμα ήσουν τυχερός και βρίσκες κανένα ταξί και πήγαινε πάνω, έχει καλός αλλιώς ποδαράκια ή κάποιος φιλότιμος όσο να σε πάρει μεταγροτικό και να ανέβεις στο το κέντρο. Περιπέτειες όμως ήδησες σου προσέφερε. Ε, βέβαια. βέβαια. Κιον θα γνώριζε δεν, δε, δεν είναι που θα το κράξω, δεν είναι που το κράζω. Αλλά τη φολέγαμε Φολέγανδρο είναι και είπαμε, έρωτα, σπίση, <laughs> okay, 100 φωτογραφίες στο τέτοιο, εντάξει. Το δευτερόλεπτο. Εντάξει, είναι, είναι τον εσύ που πήγαινες πούμε, σε μαγαζί και βλέπει, ε, 20 τραπέζια, ξέρω, όλα για δύο άτομα, για ζευγάρια. Μόνο για ζευγάρια μέσα είναι παρέα, όπα φίλε, τα τώρα το εφέ εδώ. Χω, Χωριστείτε χωρίστεί, ναι. τουλάχιστον. Σε παρακαλώ και θέλω να μου πει κάποιο πώς πήγαιναν με τα σκαλάκια για να ανέβουν πάνω εκεί στο εκκλησάκι. Που είχε. Με τα σκαλάκια όμως όλα πώς πηγαίνανε. Γιατί σε σουβενίρ το έχουν όλοι. αλλά μας... Έχεις ανέβει. <laughs> ε, είναι λίγο μακριά. Ε. Χαίρο πολύ. <laughs> Εντάξει. Εννοείται αυτό. Ένα άλλο τρένο των τελευταίων <laughs> χρόνων ήταν η <laughs> σχηνούσα. Όλα αυτά εκεί ήτανε. Εντάξει, τα κουφονίσια εξαφανιστήκαν πέρα σε άλλο level πλέον Ήταν στο Super Κατερίνα νομίζω να γίνει η πρώτη <laughs> μούρη Super Κατερίνα, άμα δεν έφευγε φωτογραφία από κουφονίσια, τελείωσε ε, Τώρα δεν μπορεί να πηγαίνει ο κάθε τελευταίος ε, βρωμιάριστα κουφονίσια ε, Τώρα ε, ναι. κρατάνε Έτσι. ένα ε, image ναι. σε αυτά τα νησιά Καταπληκτικά νερά Και καλά, Καταπληκτικά. Ναι. Και καλά κάνουν Έβαζες μέσα, θυμάμαι, κασόνι με καρπούζα μέσα και την έδινες με το σκινάκι για να κρατήσεις το καρπούζι... γιατί ήταν μπούζι το νερό και το κράταγες και άραζες. Ας πούμε και τώρα... Όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια... ξαφνικά τα κουνάτες, σουβ και τα κουφονίση. Και λες ρε φίλε σουβ στο κουφωνήσει, βέφεα στο κουφωνήσει. Εκεί κι αν πρέπει να βγει. Γιατί άλλο μπροστά στο σουβ θα βγάλει πίσω και τα νερά ή οτιδήποτε... για να έρθει όλο το πήγα. Λοιπόν. Ένα άλλο ήταν η Δονούσα. Οι μικρέ κυκλάδες, Θα τα... πίσω από την Άξο κυρίως πίσω είναι απ την και προς την ναι. Αμοργό, να τα νησάκια, πολύ... πολύ ωραία. Εντάξει, άμα ρωτήσεις, κοίταξε τώρα να δείτε ποιο είναι το, το θέμα του ωραία. τουρισμού. Πολύ ωραία, δεν απευθύνονται ναι. σε εμά. εμείς, για να πούμε την αλήθεια, ναι. χαιρόμαστε που δεν απευθύνονται σε κόσμο σαν εμά χαλαίους που θα παναβρωμήσουν το νησί. Ναι. Εμείς στη Μήλο, στη Δονούσα, μέχρι, μέχρι, και στην, μέχρι και στη ΣΥΚΙΝΟ έχετε, ναι. έχετε δει πόσο έχουν τα δωμάτια Όχι δεν τσέκαρα καθόλου Μη δείτε δεν χρειάζεται Γιατί, γιατί δεν θα πάτε Α κατάλαβα ναι δεν, δε θα Καλά. πάτε. Ναι. Δεν θα πάτε Είναι απλό Και άμα γίνει δεν έχει λόγω σεισμού έκπτωση <laughs> Βάζεις ρε παιδί μου με, είναι, Πώς το λένε πώς έχουν ας πούμε στα δάνεια Έτσι η, η Δεν έχουν τα ασφάλιστρα κινδύνου έχουν. Ωραία θα έχω ασφάλιστρα κινδύνου στο δωμάτιο που κλείνω ρε φίλε. Σε περίπτωση σεισμού θα πληρώσω Τιπότα, μισό Δεν ξέρω, δύσκολο το φετινό καλοκαίρι Μάλιστα Προσπαθούμε να κάνουμε δύο-τρεις προτάσεις Εδώ για τον ναι. κόσμο Και δεν μπορούμε για να πες. Τι έχεις εκεί προς το μυαλό Ε τώρα τι, εγώ, τι στιπάλαια πάλι <Παλή> Όχι πάλι, κλασικά είναι τάξι, πάλι, δεν θέλουμε, στήχι δεν στήχι θέλουμε. <συσχεσί> πάλι τα ίδια δε. Ε, Έχει γίνει Ανάφυτα <συσχεσί> πάμε Τα υπάρχει και αδάμαντας ε, τελείωσε ε, Εντάξει παιδιά όλοι δυνκιάζουμε δωμάτιος να αναφτύλες τώρα Εντάξι, ε, Κάσο Κάρπαθο ε, ε, ε, είμαστε. Εδώ είμαστε Λοιπόν Κάρπαθο πάμε για σκληρές ανομαλίες ναι. Πάμε για σκληρές ανομαλίες στην Κάρπαθο Στον Όλυμπο Πάμε να δούμε την ρίζα των κανακάριδων Έχει πολλά πράγματα να πει Ναι Τερατογένεση μου λένε το νησί, φιλικριτική. Καταπληκτικό δρομολόγιο με το, με το πλοίο. Ποιος θέλει να περάσει, να δει πώς είναι η άγωνη γραμμή και να ζήσει, ε, να διαβάζει την ίδια στιγμή το μαραμπού, ας πούμε φτάνοντας στην Καρπαθό, μετά ειδικά όταν έχει φτάσει στη Σιτία και πηγαίνοντας προς κάσο, έτσι να διαβάζει λίγο ε, το μαραμπού. <laughs> λοιπόν και κάποια στιγμή θα φτάσει το πλοίο. Υπό, ε, καταπληκτικά, στιγμή. ναι, Εντάξει. θα φτάσει Πλάκα, πλάκα τώρα, πολύ ώρες παραλίες Πολύ παραλίες, μην πιάσει αέρας Πολύ ώρες παραλίες Από νύχτα αφήστε το Όσο θέλετε νύχτα, φτιάξτε τη μόνη σας Κομπλέ Για κάσο επίσης, όποιος είναι λάτρης του ψαριού Πολύ καλό ε, Αυτό Λοιπόν, ε, μας βλέπω για την κάλυμνο <σφυ> Ναι Οικονομικά mm. Ωραία mm. ναι. Γιήνα mm. Σφουγγάρια Άνθρωποι ε, χαμογελαστοί, ναι, ναι. άνθρωποι χαμογελαστοί, ναι. ε... κοινή Κυνηγή... γη, τέλος μα τονέ, ε, πάμε. Να ε, φτάσει. Έχω ακούσει, έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία λόγια για την κάλυμνο. Μπράβο. Και. Δεν και ακούσει. Γιατί αυτά. Ο, εντάξει. Ναι. Ε, το ότι βάζουν τα παιδιά του ε, να κοιμηθούν βγάζοντά του χόρτο. Τώρα, ε? ναι. Όχι, δεν του φρίζω. Έχουν επειδή το... η Ινδική καναβή αυτο... ήταν αυτοφιέ στο νησί και φύττουνε παντού. Μετά την εκστρατεία που κάνανε τα 90s, ε, κόψανε το νησί, το διαλύσαν όλο. Και θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί τώρα με το CBD να έχουν φουλ καλλιέργειε και όλοι να έχουν τακτοποιηθεί. Πάρτε τα. Οπότε ναι. θέλει το κράτο θα βγάζει πράγματα. Ξέρε, είναι άμα πα στη χώρα, <coughs> κάτω, βλέπει μια χώρα και λε πόσο κόσμο έχει αυτό, 10.000, 12.000. Νομίζω ότι έχει τόσο κόσμο. Δεν έχει ούτε το μισό. <coughs> Γιατί έχουν φύγει όλοι οι μετανάστε. Όλοι. Και κυρίω προ τι Ηνωμένε Πολιτείε πάρα πολύ. Και επίση είναι και από τα λίγα μέρη, γενικά και τα Δωδεκάνησα, εκτό από τη Μάνη, να το πούμε αυτό, που θα δεις μέσα και καμιά φωτογραφία του κοκού. Το κοκό είχε πολύ και η Κέρκυρα. Είχε κοκό. Κέρκυρα. Α, ναι, είχε και η κέρκυρα. Ναι, να ναι. ναι. Πολύ αριστερή η Κέρκυρα, πάρα πολύ, αλλά αυτοί που δεν είναι αριστεροί έχουν κοκό. Κοκό, ναι. Πάντω, κάνεις έχουν και αυτοί. Έχουνε λίγο. Βασιλεύ. Θέλουνε. Μονάρχη ρε παιδί μου, δεν δε γίνεται. Λοιπόν. Εντάξει, έχουμε τη λέρο πάνω που εντάξει. Τη λέρο ότι κάπου υπάρχει κόλαση. Μην τα Τον... βρει τα νησάκια, Ρεσί. Προχωρά τώρα. Το νησί δεν φταίει σε τίποτα. Όχι, ναι. Για του νησού δεν το συζητάμε. Ναι. Πάτμος ε, τι θέλει. Πάτμο, <laughs> ναι. Manitaria. Rich ναι. and famous. Ναι, εννοείται rich and famous. Full rich and famous. Μετά την ίδρα θεωρώ το πιο κύριο, λένε εσύ, στην Ελλάδα. Τι mm. λε. Mm. Κανένα. Ναι. Η ίδρα είναι που ίδρα... δεν γίνεται να οδηγήσει κιόλα. Ε, η ίδρα είναι τώρα άλλη φάση. Το μειονέκτημά τη είναι ότι δεν έχει παραλίε. Τα έχουμε πει αυτά. Και δεν έχει και, άμα πα να κάνει μπάνια και δεν έχει ομπρέλα μαζί σου, απλά ψήθηκε. Ο φούνο μικροκυμάτων είναι light μπροστά σε αυτό που θα περάσει εκεί. Κατά τα άλλα, η ίδρα είναι, είπαμε, picture cue Κανονικά, σαν του παξού, αλλά χωρί παραλίε των παξών. Οκ. Okay. Mm -hmm. Η Πάτμο, οκ. Okay. Με ενδιαφέρει για να πάω για δουλειά, κοιτάζω για εσένα. Α, ah, για δουλειά νομίζεις... θέλει. Είμα... Εντάξει. Για δουλειά μιλάμε τόσο χαρά, ναι. δεν νομίζω Ά, να το... πάμε κάπου από Σοβαρά, μιλά. <laughs> ε, τότε να βρούμε. Ε, με, άλλα... <laughs> με άλλα κριτήρια να το δούμε τότε. Λοιπόν, φούρνη. Τρέντι. Εντάξει. Πάρτο. Ε, δεν θα φύγει μεγάλη μπάλα. Έχω πάει ίσω φούρνο. Τι λε. Ναι, και με καείκει κιόλα. Πσχ. Για την ικαρία, παρακαλώ. Λοιπόν, μεγάλη μπάλα και πότε είχε τύχει και όταν σπουδαζα είχα και ένα συνάδελφο φοιτητή ο οποίος ήταν ε, καθηγητής εκεί είχε καθίσει και μου έλεγε πως τη μέρα του το χειμώνα στους φούρνους ναι. Φυσικά έχει γίνει αλκοολικός ο άνθρωπος αλλά εντάξει τέλος πάντων ναι, γιατί είχε πάρει <χω> όλα τα απομακρυσμένα, τα δυσπρόσιτα που λέμε και είχε πάει και Όλυμπο Καρπάθ, παρακαλώ Για να καταλάβουμε τι πέρασε Να είναι καλά Ο άνθρωπος ε, Εγώ τους κοιτάζω Πολύ ωραία τους φούρνους Να ξέρεις μου μου φούρνους. Για δουλειά δεν είπες ναι, ναι, Για ναι, δουλειά ναι. ή για <laughs> διακοπές για Τώρα <laughs> μου τα Δεν κάνουμε διακοπές <laughs> Δεν κάνουμε διακοπές, ωραία. διακοπές δεν Γιατί δεν πα εκεί στο... να διώχνεις γκρούβαλος στην δεν παίζει, δεν Να πιάνει ναι. ναι. ναι. να, να είσαι Ωραία. Να είσαι λοιπόν ε, εναλλακτικό. Ε, Πώ το λένε, Ναυαγό Σώστη στο Να στον Ά, ή στον Αρμενιστή στην Ικαρία. <laughs> Για να πιάνει εναλλακτικού ε, λουόμενου και λουόμενε. Τι που βγαίνει και λένε εγώ, Ετόχο και τα λοιπά, Είμαι και λίγο φίτη, είμαι και λίγο έτσι, κάνω και γιόγκα και τα λοιπά. Και βγαίνει, ξέρει, στα νυχτά που έχει φούλ ρεύματα στον Αρμενιστή Adios. και σε πυροδιάλο και τελείω. να πα με φουρτούνα στο Να. Έφυγε χθε. Τίποτα. Ναι. Κανονικά βάλε δίχτυ και περίμενε Όχι δεν είναι πολύ Θα Κάθε διάσωση ναι. και εκατοστά ευρώ θα μαζεύεις πολλά Στο λέω θα βγάλεις σίγουρα καλά ε, Σάμος Σάμος τι θέλεις τώρα Σάμος είναι ολόκληρη η πολιτεία Από Πυθαγόριο από πού να πάμε Ναι εντάξει Κοιτάξτε είναι... παραλή... Σάμος έχει Πολύ πράσινο full Ο γάτα την λέγανε Στα, στα στρατά <laughs> Λοιπόν, ε, οι πιο καλές παραλίες είναι στο βόρειο τμήμα, θα έλεγα, και ο Μαραθόκάπος είναι πολύ καλός από κάτω, αλλά φουλ παγωμένα νερά στο Μαραθόκάπο. Μπαίνεις μέσα και το ψάχνεις μετά. Sorry, είναι λίγο σεξιστικό. Είναι, αλλά... είναι καλό έτσι, αυτό ναι, να γίνεται ναι. κάποια φορά. Ναι, καλά. Εντάξει, άμα το πάμε έτσι. <laughs> ναι. Οκ. Okay. Ε, Στο ε, μηταράκι των νησί πήγες τώρα, πού, στοιχείο ένα, ένα νησί που θέλω πραγματικά να <laughs> πάω ναι. κάποια στιγμή Εγώ είναι η και το το καιρό εκεί για συγκεκριμένο λόγο okay. ναι, Παρακαλώ, πες ε, μου τι να σας πω Οι νούσες είναι ωραίες οι νούσες είναι ωραίες, καλύτες, Και, και είναι ωραία και από λεφτά και τα λοιπά Και όμορφο μέρος, στην πραγματικότητα τώρα να μην το θάψουμε. Ο όμορφο μέρο είναι Όμορφοι είναι, άνθρωποι Εντάξει, μην το πιάσουμε αυτό <laughs> το θέμα, όμως οι άνθρωποι. Γιατί, εγώ έχω δει την ίστο Αυδελιώτη, το έχεις δει το ε? δέντρο που έδινε. Λοιπόν, μην το πιάσουμε αυτό, σου <laughs> γιατί θα αγαπήσουμε πάρα πολύ σε εδώ πέρα και θα πάμε πουθενά μαζί, όχι να παντού. Ινούσες, ε! Ινούσες. Οκ, okay. δύο δρόμους βλέπω έχει όλους και όλους. Καλές είναι. Οκ. Okay. Τόσο, δεν χρειάζεται παραπάνω, μια χαρά είσαι. Εντάξει, mm. Καλά είναι. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία, εντάξει, τώρα πιο πάνω, ξέρουμε που πάμε όλοι. Μετά τα ψαρά, τα μαγικά. Γιατί δεν έχουν γίνει τα ψαρά, παρακαλώ, εναλλακτικό προορισμός. Θα γίνουν. Παραπονιέμαι γι' αυτό ξεκι... και τα αντιψαρά <σχύ> να Κάποια αρέσει, στιγμή θα γίνει, δηλαδή έχει πάει προς το βορρά, δηλαδή αρχίζει, <σχύ> ξέρεις, ναι. υπάρχει αυτό το... το ζήτημα, ότι πρώτα για τρία-τέσσερα χρόνια πάνε, ας πούμε, μεταφέρεται ε, ο κόσμος αυτός εναλλακτικό σε συγκεκριμένα νησιά και όταν ας πούμε οι κάτοικοι βλέπουν ότι ξαφνικά έρθει ο κόσμος μυρίζει το χρήμα σου λέει κάτσε γιατί να τα βγάλω από τον κάμπερ ή από τον άλλο που είναι γιατί να μην φτιάξω εδώ δύο-τρία δωμάτια που έρχεται και άλλο κόσμος και γουστάρει και θα τα δώσει οπότε γίνεται αυτό το πράγμα, ξεκινάει η τουριστικό gentrification γιατί γι' αυτό μιλάμε πάντα και τελείωσε το μέρο μετά οπότε ψάχνει να πά σε πα. Και βρίσεις αυτό αυτό, ιδιαίτερα γίνεται καιρό Κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα νησιά Μας βλέπω για Τουρκία, αλλά εντάξει <laughs> λοιπόν. Δεν θέλω να σχολιάσω Με τη Μηθηλίνη για πολλού λόγου. Γιατί τι έχει ρε παιδί μου ε, Τι, τι δεν, η, δεν έχει, τι τι ο... δεν, έχει. Ναι. Δεν, δεν μπορώ Και αυτή η φασαριός είναι ναι. ε, Τα ψαρά πάντω φαίνεται Εδώ το βλέπω Είναι, είναι όντω ένας βράχος ε, Ναι στο ψαρό την ναι. ονόμα Βρυράχη ναι. που λέει Και στο σχολείο βαλιά Το τραγούδι ναι, το μάθαμε κανάρι. στο Λόμπαπ την Ολομαύρη Ράχη Α, που έλεγε ωραία. ο Μυτακίδης ο Μιχάλης. Ναι. Μεγάλος πειτής του γένους ναι. και αυτός. Να τον αφήνουμε εκτός. Εντάξει, εδώ πάμε τώρα στα πιο... Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Εκεί που είσαι τώρα, ανεβαίνει, να το ξέρεις αυτό. Εδώ ως το τουριστικό πέραμα, έτσι. Ναι, αυτό το τουριστικό Λίμνο ανεβαίνει ε, υπόψη Ανεβαίνει, ανεβαίνει σιγά-σιγά την είχα ανεβαίνει. Κοντά μου Και εκεί είναι λίγο μην πιάσει αέρα, έτσι Αλλά ανεβαίνει Δεν θα πούμε για Σαμοθράκη Έχουν ε, γνωστή, πάρει φυλακή γνωστή. όλους τους φίλους μου από την Αλεξανδρούπολη. Ναι Να το πούμε αυτό Γνωστή ε, Εντάξει, για Θάσος ξέρουμε ότι είναι το υπερατζάδα των Βόρειων Ναι, των Βαλκάνιων ναι. Θα το πω καλύτερα The North Remembers Ναι, ναι ε... γιατί. Χαλκιδική ρεσί... Γιατί δεν κατάλαβα. Έχω πάει. Ναι, πήγα. Σε ποιο πόδι πήγες. Στο Μεσαίο. Ναι, <laughs> μάλιστα. Στο Μεσαίω πήγα. Γιατί ναι. ε, δεν πήγε στο Αγιο όρος. Γιατί δεν ήμουν για εκεί. Αν, αν και φόραγα και μαύρα και είχα και μουσια. Δεν με παίρνανε και ε, στο κοινό του. Ναι, και εγώ μάλιστα. τύπος με μαύρα ήμουν και με μουσια αλλά δεν με παίρναν στο κοινό του. Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνουν πλέον πολύ φίλοι και κάνουν πεζοπορίες Μιας ναι. και έχει αναδείξει την αγιότητα και την ενέργεια του μέρους mm. Ο τεράστιος ηθοποιός εν ονόματι, ε, πώς τον λένε Ποιος, ο... αυτός Α. που είχε τι, ο Ιγκουάνα ναι. ναι, ο Ιγκουάνας Που έχει παίξει και το μπαϊ, ναι. έχει παίξει διάφορα Εντάξει, είναι πολύ καλός καλύτερ ναι. Τώρα... ε, Αλλά το έχουμε χάσει αυτό το μέρο. Και εμεί και οι γυναίκε. Για χρόνια. Δεν επιτρέπεται, εγώ, Για πάρα γυναίκες. πολλά. Για κάτι αιώνε. <laughs> ναι. Δεν παίζει. <laughs> Τώρα στο δυτικό πόδι δεν θέλω να συζητήσουμε πάρα πολλά. Ναι. Δεν μπορώ. Είναι εκεί το αγαπημένο μου μέρος ε, Νομίζω τσόκο Μίλκ το θυμάται. πώς πω έχει και ο Γκαλί στα <laughs> <Πού είναι. laughs> ε, που πάνε και κάνουν οι αριστεροί. <laughs> Το, ποσίδι, το Α, ποσίδι. ποσίδι είναι το φοιτητό <σίδι> κάμπεκ. Ναι, το Ποσίδι ναι, είναι που το βράδυ ναι, ξέρει, ναι. βγαίνει στην αγορά και ναι. πουλάνε σαν κόκα το χάπι τη επόμενη μέρα. Σκαπό είναι, Α, ξέρ... Δεν τα ξέρω ε, αυτά. Το ε, ε, ναι. Ποσίδι, θυμάμαι, ήταν κομμένο κατάσταση και τα λοιπά. Έτσι, παγίδα. Πάμε Ποσίδι κλασικά. Δύο κομμάτια να μάθει την κυθάρα Pixlack στα παίζει εκεί για μα. Τα ξέρουμε αυτά. Έτσι. Το έχουμε ζήσει Ποσίδι. Γιατί είναι πολύ στάνταρ <laughs> Εγώ έχω πάει στη, στον αρμενιστή που λες το μεσαίο πόδι ναι. ε, και για να σου δώσουν για μισό μέτρο χώρο σκηνή πληρώνεις ό,τι πληρώνεις ένα δωμάτιο κανονικά ναι. Έτσι, γιατί ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι ε, νομίζω... Να πήγαινες στο καράζερ φίλε <laughs> Να μην πας στον αρμενιστή και εσύ, στα Classic πας τώρα Θέλει και το, το πιο γνωστό κάμπινγκ τώρα να, να το γνωστά. Γνωστά. τσαμπέ, άσε με. Όχι, για δουλειά πήγα Α, για δουλειά πήγες, για δουλειά, ναι. το λες ε, Για δουλειά πήγα mm. απλά έβλεπα πόσο, πόσο κοστίζει για να κάτσεις μέσα ah, yeah. Ας πω και πόρτο καρά Και τέτοια και, και αυτά πρέπει να έχουν ανέβει από ό,τι oh, καταλαβαίνω right. Δηλαδή, ακόμη και αυτοί που πήγαιναν πλέον δεν μπορούν Γιατί υπάρχουν και πιο πλούσιοι που έρχονται Ναι, ναι, ναι Άρα άμα σου έρθει ο Άραβας, ο Τάδε, ο Τάδε Προφανώς γι' αυτόν θα δουλέψει και ο άλλος, εντάξει Α πάει Αϊστράτη <laughs> <laughs> Λοιπόν. Αλλά η στρατή πάει και φασέκι η κατάσταση. Είναι πιο... Κλείνουμε πιο σα... στον Άγιο Ευστράτη όλοι. Ναι. Ε... Θα κλείσουμε εκεί τώρα. Τι θα είμαστε, και 15 Αύγουστο, εκεί με την Παναγία. Προσοχή τον Ιούλιο γιατί βγάζει μεγάλε φίγκες στην παραλία. Γενικά <laughs> στο Βόρειο Αιγαίο. Όποιο ξέρει. Αυτού του βούρου, ξέρει. Του σκούρκου, του μεγάλου. Του Χαμό γίνεται. Μην τολμήσει και πιάσει κανένα ψάρα και το ξεχάσει την παραλία ή αυτό σου την έχουν πέσει. Και έφυγε άστο, άκλαφτος. Λοιπόν, αυτά είναι από τα κακά που έχει, αλλά δεν τα έχουμε Δεν ακόμα. πειράζει, ωραία να το ζεις στην άγρια ζωή. Είναι αυτό που θα κάψουμε καφέ ή θα βάλουμε ε, φυτάκια ε, καλά, ε, ε, εντάξει. Μαγκάιβρη Θα, θα σου σκάσω μια κυψέλη πάνω, διστυχή να γίνει μετά. Θα φύγεις τετραπλάσιος από το πρίξιμο. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, ε, όχι, νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Το ήτανε, δεν έχουμε ε, άλλη ναι, περιοδία. Δεν έχουμε άλλη ώρα, δυστυχώ. Μα κόβουν οι αλήτε του, του Αλαφούζου. Ναι. Ε, γι' αυτό λέω ότι καταλήγουμε στο Αϊστράτη. Ναι. Ε, τώρα... Άρα, φέτο ψηφίζουμε Αϊστράτη, λοιπόν. Ναι. Ωραία. Για όσου δεν έχουν λεφτά και αντιμετωπίζουν προβλήματα και στέλνουν ότι αν γράφουν στη Χιλιαδού, αν γράφουν από εδώ από εκεί, να πάνε σε κάνα ποτάμι να ξεπληθούν. Καταρχάς εγώ να πω το εξής αν θέλετε να μην σας γράφουν Να πάτε σε μέρους που θα τα ανακαλύψετε εσείς Να σπάσετε τα μάξ σας, Να περπατήσετε λίγο και να το βρείτε Έτσι το βρήκα όλοι Έχει μετά ανεβάζει μια φωτογραφία facebook Πάνε αλλού και τελείωσε Εντάξει και, το βάζουν και, και, και να μην στο... ανεβάσετε Και στο βάζουν και στο google maps Ότι όπι την ανακαλύψαμε αυτή Ελάτε ναι, ναι, ναι. ελάτε. όλοι έτσι. Να βάλεις, Όπως ο δω του θαψά έγινε έτσι στην Εύβοια oh. Που ήταν, ε, είναι, Η παραλία είναι εντυπωσιακή. Πάρα πολύ ωραία. Οφ, οφείλω να το ομολογήσω. Έχει και μια άλλη μικρή παραλία, πιο πριν. Πολύ καλή και αυτή, το Τσίλαρο. Είναι στην Κίμη κοντά. Λοιπόν, μετά την Κίμη, κιόλα. Άμα πα από τα νότια, μετά την Κίμη. Λοιπόν, και, α, και είχε λοιπόν ακριβώ πίσω από το Τσίλαρο, από την παραλία, είχε μια ανηφόρα μεγάλη. Πολύ μεγάλη που δεν την ανέβαινε εύκολα το αυτοκίνητο. Οπότε υπήρχε πρόβλημα, άρα δεν πήγαινε ο κόσμο, δεν υπήρχε εύκολη πρόσβαση. Και για να φτάσει και μέχρι το Τσιλάρο είχε ένα κακό δρόμο. Ένα καρόδρομο. Λοιπόν, με το που φτιάχνει ο δρόμος για τη Θαψά, κολλάσει. Και δεν το πιάνει, βλέπει και αλλού. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε. Μέχρι και το... ο Σκάι το είχε δείξει τότε που είχε την η παραλία και. Τα θυμάστε αυτά. Έγινε η παραλία του Θαψά, τέτοια από πάνω από, από, από, πάνω, από εκεί που δείχνει. Ναι, ναι, Είναι, ναι. Λοιπόν, Εντάξει, Λοιπόν. Εκεί. Ε, θα πούμε ότι κάπως εδώ τελειώνει και η φετινή σεζόν ε, Ελπίζουμε να το ζήσουμε ωραία και αυτό το καλοκαίρι Ο Παρίας ε, μιας και από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει πουθενά φέτος Θα πάει να δουλέψει σε κάποια σεζόν, δεν πειράζει, αυτό μας αξίζει Άργησες Παρία να ναι. πας για δουλειά, έπρεπε να έχει φύγει ήδη. Όχι δεν πειράζει, υπάρχουν και πιο ευέλικτα όταν ανοίγουν τον Ιούνιο, ο Ιούνιο είναι ο σκληρό, το σκληρό κομμάτι του. Είμαστε στο κέντρο. Λοιπόν, για να μην καταστηρίσουμε άλλο, επειδή ετοιμάζεται τώρα ναι, το ναι. SciVibes να παίξει, ε, αυτή ήταν η εκπομπή κλεισίματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν εδώ. Ο κόσμο που έφυγε και δεν χαιρέτησε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Ευχαριστούμε Τσόκο Μιλκ, Φάνη Παρατρόλ που ήταν εδώ μαζί. Ε, ραντεβού τον Οκτώβρη, πάλι στην εκπομπή ανοίγματος. Να είμαστε καλά. Ε, άλλο κακό να μας βρει Μακριά τα πυρηνικά φτου, φτου, φτου, 666 και όλα αυτά ε, Και τι ευχόμαστε για παγκόσμια ειρήνη Και τέτοια που λένε και τα, τα μοντέλα λέγοντας, <laughs> Εύχομαι παγκόσμια ειρήνη <laughs> <laughs> και, οι άλλοι, και οι άλλοι έτοιμαζουν στρατούς Και έχουν κλείσει όλες τις ναι, επρεσβείες ναι. τους Ναι θα περάσει δύο μέρες Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ ε, καλά να περάσετε όλοι Καλά να περάσετε και θα είμαστε σε touch Με τα social του Παρία Θα ανέβουν και οι υπόλοιπες εκπομπές Και ό,τι άλλο έχουμε κάνει Καλή συνέχεια, πάμε να ακούσουμε Sci-Vibes ε, Αυτά, γεια σας Γεια χαρά